Λοιπόν, εδώ είμαστε αγαπητοί φίλοι, ακούτε τον 613. Εί, το, ε, το, ε, το. Από τη συχνότητα 576. Άρα τη φίλη, mm. δεν έχουμε πάει πουθενά... Το μικρόφωνο είναι ο 613 από τον 576 Web Radio αγαπητοί φίλοι και ακούτε την εκπομπή 2339. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους που είναι μέσα από τη φίλη ακούμε albedo14.com Άγνωστοι επισκέπτες Ελευθέριος Αργυρόπουλος εδώ σήμερα το βράδυ Και εννοείται ότι πρέπει να κρατάτε Μολύβια στυλό Σήμερα γιατί το θέμα είναι Λίγο περίεργο Οι άγνωστοι επισκέπτες είναι 23-39 ο Αλμπέντο είναι 5.76 που ψηφί και με τη λέξη πνεύμα 5.76 είναι το πνεύμα, 5.76 είναι ο Αλμπέντο και 6.13 είναι τα άτια και ψηφί και με το γκαρποδίνι δηλαδή καταλάβατε τώρα πως θα εξελιχθεί η κατάσταση εδώ σήμερα το βράδυ όπου έχουν μαζευτεί οι πάντες, ο μήνας έχει 17 Μαρτίου 2019 και μετά από πολύ καιρό είναι κοντά μα ο κύριος Ελευθέριος Αργυρόπουλος. Λοιπόν bon, καλησπέριζα όλους φίλους από την Αμερική μέχρι την Κύπρο Θα μπει και η Αυστραλία όπου να είναι όλοι μέσα όλη η Ευρώπη κατά κόκκινη εδώ στον Αλμπέντο 14 που αλλού Να ευχαριστήσω και τον Κώστα από τα Φιλαδέλφια Δεν θα τον δείτε στο chat σήμερα Είναι στο στούδιο Ήπιάμε καφέ, πήραμε λίγο ήλιο γιατί έχουμε σαπίσει Και ήρθαμε από εδώ Έχουμε συνοηθεί πως θα εξελίξουμε την εκπομπή και θα συμμετάσχετε κι εσείς βέβαια και με τις ερωτήσεις σα. αλλά θα παίρνετε μαθηματικός τύπου ως απάντηση. Καλησπέρα στον Ναφλίο, πότε μπορώ να κάνω ερωτήσει στον καλεσμένο. Στην πορεία ρε αγοράκι μου, περίμενε να αρχίσεις, δεν αρχίσεις άμα ακόμα κάτσε να... να είσαι στα καλά σου, να μην καεί ο εγκέφαλό σου, να έχει χαρτιά, μολύβια κλπ, να είσαι... Ολοκληρωμένο και θα κάνει και τι ερωτήσει σου. Λοιπόν, ιδιαίτερε καλησπέρα στο Λονδίνο στένο, στο Παναγιώτη, στο Νιου Κάστλ, μάλλον. Λοιπόν και να μην καθιστερούμε, καλησπέρα στον φίλο μου, γεια σου Λευθεράκη Καλησπέρα Γεώργη, καλησπέρα σε όλους Πιο κοντά καλησπέρα. και λίγο πιο δυνατά να σε ακούνε Γιατί έχουν στήσει όλη τα αυτιά τους και αντιλαμβάνεστε τώρα Σύντρες και ιδιαίτερα πράγματα και θέλουν να τα συγκρατούν Πώς είσαι καταρχήν Στον αγώνα Με αυτό το πήγαινε Νέλα, πώς αντέχιστε παιδί μου 12 χρόνια τώρα, είναι μεγάλη ταλαιπωρία Με τη ταλαιπωρία. γουρούνα Έχω δηλαδή στι 10 φορέ, στι 8 πας με τη Γουρούνα. Ε, τώρα δεν ξέρω ακριβώ, μπορεί στι 7 να λοιπόν, πώς είναι η αλλα εχω γραψει πανω τώρα, να λοιπον πω ειναι είσαι και τι καινούριο κάνει. Και τα άλλα θα πούμε, θα βγουν στην κουβέντα. Ε, Ασχολούμαι με τη συγγραφή δύο καινούριων βιβλίων. Ναι. Το σύνολο που έχει μέχρι τώρα είναι πόσα πέντε. Δέκα, δέκα. έχει. Είναι δέκα, ναι. Ο, ο, ο, ο, ο, το ένα είπε. είναι στα αγγλικά βέβαια. Ναι το θυμάμαι αυτό ναι. Έχω μείνει πίσω Δηλαδή έχει 9 και 1 Στην πραγματικότητα έχω 11 Γιατί έχω μεταφράσει και το 10 Το 1ο δηλαδή ελληνικό Και αυτό στα αγγλικά Αλλά για πολύ περιορισμένα αντίτυπα Ναι είναι για ειδικό ναι, κοινό Ναι είναι για κάποιου οι οποίοι θέλουν να του διαβάσουν Που είναι λίγοι Ωραία λοιπόν κάτσε να κάνουμε το εξή τώρα Άσχυτα που σε ξέρουν έτσι χοντρικά ή εγώ Να πάρουμε από την αρχή στον προλογό Να πούμε ότι... Πότε ξεκίνησε την έρευνα πάνω σε αυτά, πού σπούδασε, και από εκεί και πέρα ξεκινήσουμε τη ροή όπω έρχεται η κουβέντα. Για να σε γνωρίσω ο κόσμο, έχουμε πολύ Λεβαίως. νέο κόσμο μέσα, Λεβαίως. και σε ηλικίε να ξέρει, και σαν ακροατήριο, δεν είναι μόνο οι παλιοί που μα ακούνε και ξέρουν ποιοι είμαστε, α το πω έτσι. Οπότε για να, να ξέρουν ποιο είναι ο συνομιλητή. Ελευθέρω Αργυρόπουλο, Who are you, Έχω ασχοληθεί με τα μαθηματικά εδώ και δεκαετίε. Ναι. Η έρευνα μου πάνω στην Πυθαγόρια Ρυθμοσοφία ξεκίνησε από το 1983 ναι. όταν παρατήρησα στο τέλος ενός βιβλίου μαθηματικών της Τρίτη γυμνασίου το αλφαριθμητικό σύστημα, δηλαδή την αντιστοιχία των 27 γραμμάτων του ελληνικού αλφαβήτου ναι. με τους αριθμούς από το 1 έως το 9, ναι. από το 10 έως και το 90, τις 9 δεκάδες δηλαδή και από το 100 έως και το 900, τις 9 εκατοντάδες. Το πρώτο μου βιβλίο το έγραψα το... 2000 το ολοκλήρωσα και το εξέδωσα τον Σεπτέμβριο του 2000, το δεύτερο το 2001, τον Νοέμβριο και το τρίτο ακολούθησε το 2004, το Φεβρουάριο-Μάρτιο. Και μετά το τέταρτο το 2005, το πέμπτο το 2008, το έκτο το 2010, το έβδομο το 2011, το όγδοο το 2014 τον Ιανουάριο ναι. Το αγγλικό το 2015 τον Απρίλιο Και το τελευταίο το 2017 τον Μάιο Ωραία Λοιπόν αυτά θα ανέβουν στο banner books Αγαπητοί φίλοι Από Δευτέρα, Τρίτη Και θα μπορείτε να προμηθεύεστε κι εσείς Γιατί εγώ κάνω τι σκηνής αυτές Βοηθώ τους φίλους Άσετε κανένα φορά Που με κάποιου άλλου εννοώ Όχι με το Λευτέρη έχουν δημιουργηθεί περιπτώσει στο παρελθόν και τα λοιπά Λοιπόν, είσαι έτσι μου σαν τη Μίκονα από μια φίλη μου Και πες του λέει, θα καταλάβει α, α, καλά, εντάξει Από παντού είσαι έτσι μου δηλαδή Και γεια σου, η Κωσαπύρινε μας έλειψες Η Κωσαπύρινε, τι είσαι κομπιούτερα βέβαια μου είσαι ναι, λοιπόν, είναι η με τους αριθμούς θα ξεκινήσουμε μια διαδικές. νέα φάση με το Λευτέρη Συνεργασίας από εδώ και πέρα από τη φίλη, Γιατί δεν γίνεται διαφορετικά, είναι ανάγκα που λέει και οι θεοί πείθονται Δηλαδή πρέπει να το κάνουμε για πολλούς λόγους και κυρίως κοινωνικο-ελληνοκεντρικούς αντιλαμβάνεστε να πω Ο κόσμο είναι πάρα πολύ μέσα Μέχρι Μποτσουάνα έχουμε μέσα σήμερα, Νότια Αφρική, καλησπέρα στην Κύπρο, στην Αμερική Λέως. Λοιπόν, σπούδασε ποιο πανεπιστημίο στο North Eastern University <coughs> τη North Boston's. Eastern. Ναι, Boston. Ναι, το τελείωσα το πανεπιστήμιο σε τρία χρόνια αντί για πέντε. Σωστό, ναι, μου κάνει εντύπωση η εμένα Και ο μόνο τρόπο να τελειώσω το πανεπιστήμιο ήταν ε, να το τελειώσω όσο πιο σύντομα γινόταν για να μειώσω τα έξοδα και να διατηρώ ένα μέσο όρο στο QPA, δηλαδή στο μέσο γενικό όρο, από 3,75 και πάνω, γιατί αλλιώ έχανα την υποτροφία που ήταν δύο δωρεάν μαθήματα κάθε τρίμηνο. Ναι. Και έτσι αναγκαζόμουν να παίρνω έξι μαθήματα το τρίμηνο, δηλαδή 12. Το εξάμεινο και να κοιμάμε τέσσερι ή πέντε φορέ φορές την εβδομάδα. Δηλαδή ενώ τέσσερι ή πέντε μέρε ενώ δύο ή τρει μέρε την εβδομάδα να μην, να μην κοιμάμε για να μπορούμε να κάνουμε Όλα τα μαθήματα με μια τεράστια υπερκόπωση. Ναι, καταλαβαίνω. Αλλά εντάξει, τα κατάφερα πάρα Είμαστε σε ποιο, ποιο έτο είμαστε τώρα οι σπουδέ για να πάμε λίγο πίσω τον κόσμο. 1900. Ε, 1998-2001. Ναι. Λοιπόν, είμαστε αγαπητοί φίλοι, ακριβώ. Μια εικοσαετία πίσω τώρα, εντάξει. Ναι, ακριβώς, ακριβώς, ναι. Λοιπόν. Και μάλιστα όταν τελείωσα το πανεπιστήμιο εκεί, ε, επέλεξα για την πτυχιακή μου εργασία <coughs> το, το πιο δύσκολο μάθημα, <coughs> το οποίο είχε τον κωδικό MTH1888, με κεφαλαίο TAF και ήταν, δηλαδή, ναι. στα ελληνικά κεφαλαία 1888. Ναι. Αυτό το μάθημα ε, σε υποχρέωνε να ανακαλύψεις κάτι δικό σου στα μαθηματικά, το οποίο <coughs> κανείς άλλος μαθηματικός, Είχε ανακαλύψει. Α, πρέπει να βρει κάτι καινούριο. Ναι, πρέπει να βρει ένα δικό σου θεώρημα, κάτι. Μάλιστα. Εάν σε πιάνανε να αντιγράψει ή να έχει κάνει κάτι άλλο, κάποια παραποίηση ή οτιδήποτε, ούτε πτυχίο θα παίρνες. Ναι. Είναι καλύτερα εκεί να κάνει κάτι άλλο οτιδήποτε παρά να αντιγράψει. Άμα σε πιάσουν σε Αμερικάνιο ή Πανεπιστήμιο, έχεις να την έβαψε. Δεν παίρνει πτυχίο από πουθενά. Ναι, αλλά άμα α, ήτανε, θα το έχει τελειώσει ή θα ήσουν ακόμα φοιτητή. Γιατί Δε μπορεί σε, να σπουδάσει γράφτη, α πούμε, σε ένα ελληνικό πανεπιστήμιο σπουδάση γράφει, λέει, έχει διαλύσει πρέπει, 10 πανεπιστήμια με τι Πρέπει Παστε το πτυχίο όπω το πήρε και ο έπρεπε. Πρέπει, πρέπει όλοι να εννοήσουν ότι όταν πηγαίνει στο πανεπιστήμιο, πηγαίνει για ένα λόγο. Ναι. Ο λόγο είναι για να μάθει, για να μορφωθεί ναι. και να εμπλουτίσει τι γνώσει σου όσο δεν γίνεται. Πηγαίνει γι' αυτό. Και αυτό ναι. σε κάποια κράτη σου το δίνουν καλά να το καταλάβει. Και σου λένε κύριε είσαι εδώ, για, για αυτό το, λόγο. το σκοπό. Θα σου δώσουμε ό,τι θέλει. Θα στο παρέχουμε. Θέλει κομπιούτερ, θέλει βιβλία, θέλει οτιδήποτε. Ναι, ό,τι Αλλά μην μα κάνει τι τσιριτσάτζουλε, γιατί θα υπάρχει πρόβλημα. Έτσι, είσαι εδώ για αυτό το σκοπό. Εκεί είναι πανεπιστήμιο. Δεν είναι για κάποιο άλλο λόγο. Όποιο το σέβεται αυτό, μεγαλουργεί. Και εδώ δεν είναι πανεπιστήμια. Και εδώ είναι πανεπιστήμια. προσθεώ, Θεού, αλλά πώ τα έχουν καταντήσει. Α. Γιατί αν πάμε στην Ακαδημία Αθηνών, στην αρχαία εποχή, Ακαδημία Πλάτωνος ναι. αν πάμε στο Πιθαγόριο Νομακοήρο, αν πάμε στι υπέρλαμπρε ελληνικέ σχολέ, εκεί θα δούμε ότι το πνεύμα μεγαλουργούσε και ναι. η φιλοσοφία. Ε, Σήμερα όμω που είμαστε. Τώρα δεν υπάρχει πνεύμα, αγόρι μου, ειδικά στην Ελλάδα. Ένα πνεύμα υπάρχει πνεύμα που έχουμε εμεί εδώ είναι μόνο στο τσάτ. Άλλο πνεύμα δεν υπάρχει. Δεν κάνω πλάκα. Μα, υπάρχει κάποιο που βγαίνει ω πνεύμα εδώ. Είπαμε πνεύμα, ίσον Αλμπέντο, ίσον 576. Αγόρι μου, 576 είναι το πνεύμα και ο Αλμπέντο. Μα το πνεύμα τι είναι. Ο κόσμο πρέπει να εννοήσει τι είναι πνεύμα γιατί ακούει, αλλά δεν γνωρίζει. Το μόνο που θα σα παρακαλέσω, γιατί εγώ ξέρω κουβέντα μαζί σου κυρίω, έχω τρομερά πράγματα από σένα για τα βλία, τη γουστάρω πολύ, αλλά για να γίνουμε κατανοητοί. Απλά πήγαινε τον Λίγκο ένα κλικ πιο αργά. Ωραία. Για να σε πιάνουν οι φίλοι, όχι εγώ. Εγώ σε βλέπω κιόλα και καταλαβαίνουν τι λε. Λοιπόν, πάμε. Η, η λέξη της πνεύμα, η έννοια αυτή. Ναι. Έχει να κάνει ναι. με τη μεταφορά ενέργεια και πληροφορία. Το φω, τα φωτόνια, αυτά τα πακέτα ενέργεια, δεν είναι μόνο ενέ, πακέτα ενέργεια, είναι και πακέτα πληροφορία. Κάθε μετάδοση ενό φωτόνιου στο σύμπαν συνεπάγεται μεταφορά ενέργεια και πληροφορία. Αυτό είναι το πνεύμα. Είναι η μεταφορά, ενεργειακή μεταφορά και μεταφορά πληροφορία. Και η πληροφορία προέρχεται από το φέρω την πληρότητα. Δηλαδή είμαι πλήρη σε αυτό που λέω και, και το μεταφέρω. Και το μεταφέρω. Σωστό. Αυτό είναι το πνεύμα. <coughs> η ύλη είναι άλλο πράγμα. Άλλο η ύλη, άλλο το πνεύμα, άλλο η ψυχή. Ωραία. Κάνε τυπικά το διαχωρισμό, αν και είναι κατανοητό, έτσι για να, να πάρουμε είναι, λίγο τη ροή. Είναι η ποσότη τη μάζα από την οποία αποτελείται κάθε σώμα. Και μπορεί να μετασχηματιστεί σε ενέργεια. Ναι. Όπως και η ενέργεια μπορεί να μετασχηματιστεί σε ύλη. Αυτά έχουν αποδειχθεί στην πυρηνική φυσική, έχουν εξηγηθεί πλήρως. Το τι είναι η ψυχή δεν γνωρίζουμε ακόμη. Γι' αυτό έχουμε πει ότι ψυχίατροι δεν υπάρχουν, διότι για να είσαι ιατρός της ψυχής πρέπει να γνωρίζεις πάρα πολύ καλά τι είναι η ψυχή. Μάλιστα. Επομένως μόνον ψυχολόγοι υπάρχουν και όχι ψυχίατροι. Σωστό. Και είναι τραγική ηρωνία τον καρδίατρο να τον λέμε καρδιολόγο, διότι γνωρίζει πολύ καλά ο καρδία που τον λέμε εντό εισαγωγικών καρδιολόγο. Ο καρδίατρο δηλαδή, τι είναι η καρδία. Πώ λέμε ψυχίατρο. Ναι, ενώ έχει αντιστραφή Έπρεπε να λέγεται καρδίατρο και όχι καρδιολόγο και ο ψυχίατρο έπρεπε να λέγεται ψυχολόγο. Κάνει λόγο περί τη ψυχή. Ναι. Λοιπόν, μπορεί να κάνει. Α, αλλά δεν γνωρίζει τι είναι η ψυχή, άρα πώ θα τη θεραπεύσει. Ναι. Μπορεί εσύ να θεραπεύσει ή εγώ κάτι που δεν γνωρίζουμε τι είναι. Ναι, ναι, ναι. ναι. Σε καμία περίπτωση. Λοιπόν. Κάτσε να δω εδώ τι μου γράφουν ένα λεπτό. Μην αγώνεσαι, χαλάρωσε. Θα περάσουμε ωραία. Ε, ένα φίλο λέει εδώ: Οι αρχαίοι Έλληνε δεν είχαν αριθμητικό σύστημα όπω το δεκαδικό αριθμητικό σύστημα. Φυσικά, είχαν τα γράμματα για να συμβολίζουν του αριθμού. Για διέξυπνη ναι. το αυτό. Είπαμε ότι το α ήταν η μονά. Ναι. Το ω το 800. Ναι. Θέλαν να γράψουν για παράδειγμα τον αριθμό 810. Ναι. Έγραφαν το ω και το Ι. Μάλιστα. Και έχουμε αποδείξεις για αυτά που λέμε, διότι αν κάνουμε μία επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Σπάρτης, ναι. στην κεντρική είσοδο δεξιά μας περίπου στα δύο-τρία μέτρα, ναι. θα δούμε μία ανάγλυφη πλάκα η οποία χρονολογείται περίπου στο 200 ε, μετά Χριστόν ναι. και αναφέρει τρεις στίχους οι οποίοι στα δεξιά τους έχουν τρία γράμματα μετά τον κάθε στίχο δηλαδή υπάρχουν ναι. τα γράμματα β με μία ναι. γραμμούλα από κάτω ψ δίπλα και λάμδα το β με τη γραμμή είναι το 2.000, το ψ είναι το 700 και το λαμ δεν είναι το 30. Άρα το άθρησμα των αριθμητικών αυτών των τριών γραμμάτων είναι το 2.730. Τι λέει όμως ο κάθε καθεστήχος. Λέει, ο πρώτο τείχο λέει Ορθή η δώρον, λέον τεύ, ανέθηκε βόαγος». Και αυτό βγάζει, αν το μετρήσουμε, 2730. Ναι. Αυτό που μα λέει δηλαδή. Ναι. Δεν μα το γράφει με το 2730, όπω το γράφουμε εμεί. Το, το γράφει γράμματα. με το β' με τη γραμμή από κάτω, με το ψ και με το λάμδα. είναι ακριβώ το... το ίδιο. Ακριβώ, με το ιώντε σι... σι... σε αυτό που εμεί σήμερα το συμβολίζουμε αλλιώ. Ναι. Και λέει από κάτω: Μωάν, νική σα και τα δε έπαθλα αλαβών. Ναι. Σε αυτόν που νίκησε στο μουσικό διαγωνισμό τη ναι. Έτσι, ήταν μουσικό διαγωνισμό και έλαβε τα έπαθλα του. Ναι. Και βγάζει πάλι και αυτή η φράση στην αρχαία ελληνική το 2730 Και στο τέλος λέει Και με έστεψε πατήρ εις αρίθμη έπεση Και ο mm -hmm. πατέρα μου με έστεψε για να μου αποδώσει αυτή τη νίκη Με οι λεξαριθμικές ισοψηφίες επικές <laughs> Και βγάζει και αυτό το 2730 Αυτό λοιπόν αποδεικνύει ότι οι αρχαίοι παρτιάτε γνώριζαν πολύ καλά αριθμοσοφία Δεν είναι εικασία, είναι απόδειξη ναι. αυτό το πράγμα Όποιο πάει και κάνει μια επίσκεψη εκεί θα το δει, θα το διαπιστώσει μόνο του. Μπορεί να μόλις... το πιστεύει. Αλλά να πάει να το δει. Αυτό για να το συνδέσουμε. Αγαπητοί φίλοι, θα πηγαίνουμε μπρο-πίσω γιατί κατά ανάγκη θα γίνεται αυτό. Για να το συνδέσουμε τώρα στη σύγχρονη εποχή. Την περίοδο εκείνη, έτσι εξηγεί το η κατάσταση. Πότε άρχισε αυτό το πράγμα να γίνεται και μαθηματικά με το στυλ που έχει ασχοληθεί και εσύ στη σύγχρονη εποχή. Για να, δεκαετία... για να μην πω στην Ελλάδα, ναι. θα μου τα διευκρινίσει αυτά. Μετά από τη δεκαετία του 60 και μετά. Από τη δεκαετία του ναι. Δηλαδή, μάλιστα... επί 2.000 χρόνια, το πούμε χοντρικά, ναι, είχε... ήταν τα μυστικό. γράμματα. Ίσως ήταν μυστικό, ίσω κάποιοι σε μυστικές σχολέ το έκαναν α, και δεν το δημοσιοποιούσαν. Ά, άρχισε να επανέρχεται, ναι. να βγαίνει πάλι δηλαδή στην επιφάνεια από, το, από τη δεκαετία του 60 και μετά. Και οι πρωτοπόροι ήταν ο Αντώνιο Χαλά, ναι. ο Πεφάνη Μανιάς, ο Κοσμά Μαρκάτο, ναι. ε, ο Δάκογλου. Ο Ιποκράτη Δάκογλου, βεβαίω και αυτό, ναι. συνεχιστή και ο Κυράγκελο. Έτσι. Ο και κύριε Αγγελό, μπράβο. Ο κύριε να του μνημονεύουμε αυτού του ανθρώπου ναι. από τη φυλή, διότι είναι. Ε, και, και κάποιοι Ρώσοι επιστήμονε ναι. τη δεκαετία του 60 οι οποίοι έκαναν μεγάλη έρευνα πάνω ε, στο θέμα αυτό. Δεν γνωρίζω όμω εάν και κατά πόσων έχουν δημοσιοποιήσει τα αποτελέσματα των ερευνών του. Λοιπόν, ένα του Σατγκέρκηρα μου λέει: Με τον κύριο Αργυρόπουλο μεγαλώσαμε και μου έστειλε στο Messenger και ένα από τα βιβλία σου, εκείνο που έχει το. Γκώδη από απόξω το, το Ναι το βιτρούβιο άνθρωπο Το βιτρούβιο ναι Λοιπόν βλέπεις ότι Ο φίλος μας ο Δημήτσα τον Άφλιο λέει Άρα η λεξαριθμική μετατροπή Έχει σαν βάση του αλφάβητο με τα 24 Ή τα 28 27 Γιατί 27, αυτός αγαπώ. βάζει στίγμα κόπα σαν πή Όχι, και το στήμα, δίγαμα Το, το, το δίγαμα το... είναι στα 24 παιδιά. Κοιτάξτε, το, ε, το έχω διευκρινίσει Το στίγμα δεν είναι γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου Ακριβώς. Το δίγαμα είναι, το δίγαμα είναι έντα Το δίγάμα έχει δύο κεφαλαία γάμα. Όπως είναι το εφ το γαλλικό. Οι εγγλές το λένε εφ. Ναι. Ενώ είναι αποτελούμενο από δύο φορές το κεφαλαίο γάμα. Και το κάθε γάμα βεβαίως ισούται με το 3. Γι' αυτό το λόγο το δίγάμα έχει την αριθμητική αξία του 6. Έχουμε δηλαδή α βήτα γάμα δέλτα έψιλον ε, δίγάμα ζήτα ή τα θήτα που είναι... Ή 9 μονάδε, από ναι. το 1 μέχρι και το 9. Ι ναι. κόπα, που είναι οι 9 δεκάδε από το 10 πριν το y, μέχρι και το κόπα που είναι το 90, ναι. και βεβαίω πριν είναι το πι το 80. Και μετά και... πάμε εκατοντάδε. που είναι ρ, σύγμα, τάφ, υψηλον, φ, χ, ψ, ομέγα και σαμπί. Το ωμέγα είναι 800, 27 Παίρνουμε σαν άθροισμα τον αριθμό 4.995. Εάν προσθέσουμε του τέσσερι αριθμού, από του οποίου αποτελείται αυτό ο αριθμό, καταλήγουμε στο 27. Τρία και εννιάρια και .9 9 είναι. Που είναι τρία εννιάρια, που είναι οι τρει εννιάδε, δηλαδή οι εννέα μονάδε, οι εννέα δεκάδε, οι εννέα εκατοντάδε, ε. αλλά είναι και τα 27 συνολικά γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου. Να. Και αν γράψουμε τη λέξη γράμμα, δεν είναι ότι έχει μη, γι' αυτό η ορθογραφία είναι αναλύωτο. Δεν και να πάνε να την ναι, ναι, ναι, ε, πετσοκόψουν Και το. γι' αυτό η λέξης γράμμα έχει τον αριθμό 185 Ακριβώς Εάν διαιρέσουμε το 4.995 Που είναι όλα τα 27 γράμματα μαζί Με το 185 Προκύπτει ο αριθμό 27 ακριβώς αποδεικνύοντα ότι το σύστημα των λεξαριθμικών Γνωρίζει από πόσα γράμματα Αποτελείται το ελληνικό αλφάβητο Με ακρίβεια 100% Και με την πρόσθεση Από το 4 και 9 και 9 και 5 που κάνει 27% αλλά και με κάτι πολύ πιο δύσκολο που είναι οι διέρεσεις που είναι 4.995 διά 185 που είναι ο αριθμός της λέξεως γράμμα που κάνει ακριβώς 27. Αυτό το εσύ το θεωρεί σύμπτωση με τις έρευνες που έχει κάνει ή είναι αυτός ο μαθηματικός τύπος της δομή της γλώσσας. Αποδεικνύεται με τη θεωρία των ταυτοχρόνων γεγονότων, με τη θεωρία δηλαδή των πιθανοτήτων, ότι δεν είναι σύμπτωση διότι δεν συμβαίνουν μόνο αυτά μέσα στο ελληνικό αλφαρθμιτικό σύστημα. Δηλαδή αυτά που συμβαίνουν είναι, είναι πάρα πολλά, είναι τόσα πολλά που αν τα πολλαπλασιάσουμε, που είναι ναι, που αν πολλαπλασιάσουμε τις πιθανότητες όλες αυτές να συμβαίνουν ταυτοχρόνως θα βγει στον αριθμητή ο, ο αριθμό της μονάδος και στον παρονομαστή θα, θα είναι ένα νούμερο τόσο μεγάλο που αυτό θα τίνει με πολύ μεγάλη ταχύτητα στο μηδέν Δηλαδή η πιθανότητα να συμβαίνει αυτό τυχαία θα είναι μηδενική. Άρα δεν είναι, δεν είναι τυχαία τα φαινόμενα αυτά. Ναι, ναι, ναι. Μαθηματικώς το αποδεικνύουμε. Εγώ θέλω να πω στου φίλου ότι από το Λευτέρη και τον Παναγιό τον Παπά, κυρίω που είναι και αυτό μαθηματικό και φυσικό και έχουν ασχοληθεί πλέον του δέοντο με την ελληνική γλώσσα, ε, τη δομή τη, το μαθηματικό τύπο κλπ. λοιπά ε, Ναι, θα το πω μετά, αδερφέ Λοιπόν ε, μου στέλνουν και στο chat, και στο μέσα Γίνεται τσικαγωμία σε όταν αντιλαμβάνεσαι Σιγά σιγά παιδιά γιατί και εγώ μόνος μου Είμαι για ε, ε, να παρακολουθώ εσά Και το Λευθέρη πρέπει να είμαι ναι Λοιπόν ε, έχω μάθει πάρα πολλά Και πως θα σκεπτούμε και το μαθηματικό τύπο των πραγματών Και λοιπά Θα πάμε και μετά στα πιο σκληρά ε, Ήθελα να πω το εξής Εσένα ποιο ήταν το κίνητρο Α να θυμίσουμε εδώ στο εφ το, το γαλλικό Ότι το γαλλικό κλειδί είναι. Σαν το δίκαμα, το γαλλικό κλειδί, ξέρουμε όλοι Μα σαν κλειδί Έχει ένα, ε, μια κάμψη επάνω και μια από κάτω και το σφίγγεις και γίνεται κλειδί Λοιπόν, είναι τρομερό αυτό ε, Πότε ξεκίνησες και σου κλικ να πας προ αυτή την κατεύθυνση Γιατί πλέον είσαι ο μοναδικός που ασχολείται με αυτό και λόγο λόγων και ο πιο γνωστός εννοείται ε, από το 1983 που είδα το βιβλίο αυτό των μαθηματικών το οποίο στο τέλος έγραφε την αντιστοιχία των αριθμών και των γραμμάτων ναι. επίσης έγραφε και κάποια άλλα ελάχιστα πράγματα ελάχιστα ονόματα και από εκεί θεώρησα ότι αυτά τα πράγματα που έγραφε το βιβλίο αυτό ίσως να μην ήταν τυχαία και σιγά σιγά άρχισα μία μελέτη, μία έρευνα σιγά σιγά σταδιακά Εννοείται. αλλά η σοβαρή μελέτη άρχισε να γίνεται μετά το 1995 Έτσι, Από εκεί και μετά ε, άρχισα να... Κατηγοριοποιώ τις λέξεις αναρριθμούς, τις φράσεις ε, και το πρώτο μου βιβλίο άρχισα να το γράφω το 1998 και το τελείωσα το 2000. Αλλά ομολογώ ότι η μαθηματική σκέψη και η προτασιακή λογική, η μαθηματική λογική με έχει βοηθήσει πολύ στο να καταλήξω σε κάποια συμπεράσματα και να ανακαλύψω πολλά σημαντικά θέματα στην αριθμοσοφία και ισοψηφίε. Ναι. Για παράδειγμα θα πούμε το εξή ότι το έχουμε πει πολλές φορές ότι αποδεικνύεται ότι η ελληνική γλώσσα είναι μια γλώσσα η οποία γνωρίζει την αριθμητική τιμή του αριθμού π του 3,14. Μπράβο, με πάμε σε αυτό. Των Τριών δεκαδικών ψηφίων. Και εδώ μιλάμε για μαθηματικά, δεν μιλάμε για κάτι άλλο. Ναι. Γιατί ο αυστηρό γεωμετρικό ορισμό τη μαθηματική σταθερά π, που είναι το 3,14, 15,9, 26, 5, 35 κλπ. Έχει δεν ξέρω πόσου αριθμού πίσω. δεκαδικά ψηφία, Άπειρο. μη περιοδικά, γιατί ναι. είναι όχι μόνον άρρητο αυτό ο αριθμό, δηλαδή δεν είναι κλασματικό. Αλλά είναι και υπερβατικό. Όπω έχει αποδείξει ο γερμανό μαθηματικό Λίντεμαν από το 1882, και εκείνη τη χρονολογία, λύθηκε επιτέλου και το άλλον μέχρι τότε πρόβλημα του τετραγωνισμού του κύκλου. Mm -hmm. Διότι από τη στιγμή που ο Λίντεμαν, βασιζόμενο σε άλλε εργασίε πολύ σημαντικών μαθηματικών, απέδειξε ότι ο αριθμό αυτό είναι υπερβατικό, αποδείχθηκε ότι ο κύκλο δεν τετραγωνίζεται με κανόνα και διαβήτη, ή αλλιώ τετραγωνίζεται με κανόνα και διαβήτη, αλλά σε άπειρον αριθμόν. Κινήσεων του ναι. κανόνα και του διαβήτου που εμεί δεν τον έχουμε τον ναι. χρόνο για να τι κάνουμε. Άρα ο άνθρωπο δεν μπορεί να τετραγωνίσει με τον κανόνα έτσι και το διαβήτη, τον κύκλο. Ναι. Δεν γίνεται, είναι αδύνατον γιατί χρειάζεται άπειρο χρόνο που δεν υπάρχει. Που δεν τον έχει. Δεν τον έχει, ναι, αυτό είναι. Είμαστε πεπερασμένα όντα. Ποιο μπορεί να το κάνει αυτό μόνο, μόνο ο Θεό. Ο, ο οποίο και έχει τον άπειρο χρόνο, αλλά όπω εμεί γνωρίζουμε του αριθμού, έτσι γνωρίζει και αυτό. Τα δύο διαφορετικά είδη του απείρου, γιατί οι περισσότεροι που μα ακούνε αυτή τη στιγμή νομίζουν ότι το άπειρο είναι μοναδικό, είναι ένα και μοναδικό. Δεν είναι. Ναι. Ο Αριστοτέλης πρώτο, εδώ και τουλάχιστον 23 αιώνε, ναι. έχει αναφέρει ότι έχουμε δύο άπειρα, δύο διαφορετικέ μορφέ του απείρου. Η μία την ονόμασε ο Αριστοτέλη ενδυνάμει άπειρον και την άλλη την ονόμασε εν ενεργεία άπειρων. Δηλαδή, το ένα είναι το άπειρο που μπορεί να υφίσταται και δεν το ξέρουν, και το άλλο είναι αυτό που ήδη υπάρχει. Τα ενδυνάμει και ενεργεία. Ναι. Διαβάζοντα όμω, ο Γκέωργ Κάντορ. Ο γερμανός μαθηματικό, τον Αριστοτέλη, Να. εντυπωσιάστηκε από αυτή την αναφορά που έκανε ο Αριστοτέλης και επειδή ήξερε πολύ καλά ο γερμανός αυτός ο μαθηματικός ότι ο Αριστοτέλης ήταν ένας γίγαντα τη φιλοσοφίας και τη επιστήμες, τη λογική. Μα τον βγάλανε και πρώτο στου δέκα τα τελευταία 6.000 ε, χρόνια. Και στην πρώτη δεκάδα. Πρώτο τη δεκάδα. Εκ των οποίων οι το έλληνες, έκανε μελέτη. Τον οποίο οι, ε, ε, ψήθησε, έλληνες, πρώτος ε, οι στους 10, και ο είναι εκεί. Περιλαμβάντε μέσα. Περιλαμβάντε, ναι, είναι και στο γεγονό. Το έχω μελετήσει Τέλος. αυτό που λε. Ε, αλλά θέλω να πω το εξή: ότι ε, θεώρησε πολύ σημαντική αυτή την αναφορά του Αριστοτέλου ο Κάντορ και ασχολήθηκε αρκετό χρονικό διάστημα ναι. προσπαθώντα να, να δει εάν ο Αριστοτέλης είχε δίκιο, δηλαδή εάν τα είδη, εάν οι μορφέ του απείρου είναι, είναι δύο, όπω έλεγε ο Αριστοτέλης. Και τελικά απέδειξε με τη μέθοδο τη διαγωνοποιήσεω του Κάντορ. Που λέγεται Cantor's Diagonalization Method στα αγγλικά, απέδειξε ότι όντω τα άπειρα είναι δύο. Τουλάχιστον δύο. Τα οποία ήταν, είναι πια. Και... Ε, τα, τα, τα οποία για, για να το εξηγήσουμε αυτό. Όχι για το εξή. Ναι, ε, Μόνο για να ε, γίνομαστε αντιληπτικοί. Θα πούμε το εξή, ότι οι αριθμοί, οι αριθμοί που υπάρχουν μεταξύ του μηδενό και τη μονάδο είναι άπειροι. Έτσι. Ναι. Γιατί πόσα είναι τα σημεία πάνω στην ευθεία των πραγματικών αριθμών μεταξύ του μηδενό και τη μονάδο. Ναι, ναι. Είναι άπειρα. Ναι, ναι εάν το ε, σκέφτηκε ο Κάντορ εάν αυτά τα άπειρα σημεία έτσι, αυτά δηλαδή τα άπειρα σημεία που είναι εκεί μέσα είναι άπειρα που, που ξέρει ότι είναι άπειρα ετσι αν έχουμε μόνο μία μορφή δηλαδή απειρου τότε θα πρέπει το καθένα από αυτά να αντιστοιχίζεται με τους απειρους ακεραίους αριθμούς αντιστοίχεισε ο Κάντορ τους απειρους ακεραίους αριθμούς με όλα τα σημεία αυτά μεταξύ του μηδενός και της μονάδος και είδε ότι περισσεύουν άπειρα σημεία αυτό ήταν η απόδειξη ότι τα ίδια, οι μορφέ του απειρού είναι τουλάχιστον δύο. Γιατί μετά αφιέρωσε αρκετά χρόνια για να εξετάσει αν υπάρχει και τρίτη μορφή απειρού. Δεν μπόρεσε να τη βρει. Ναι. Μέχρι που το 1963, αρκετά χρόνια μετά το θάνατο δηλαδή του Κάντορ, ένας μαθηματικός ε, στην Αμερική, ονόματι Κοέν, ναι. ε, μου κάνει εντύπωση. Απέδειξε ότι με τα υπάρχοντα αξιώματα που έχουμε στα μαθηματικά, που είχαμε μέχρι τότε και έχουμε ακόμα, <χω> ναι. δεν μπορούμε να, να, να βρούμε. Να γνωρίζουμε εάν υπάρχει και τρίτη μορφή απειρού ή όχι. Όμω ο Αριστοτέλη πρέπει να έχει δίκιο γιατί είπε το ενδυνάμει άπειρον και το εν ενεργεια άπειρον και τα άπειρα να είναι μόνο δύο. Και αυτό το απέδειξε ο Κάντορ, αυτό ο μαθηματικό γερμανό. Ναι. Και όταν το απέδειξε ο Ντέιβιτ Χίλμπερτ ήρθε σε μεγάλη ρήξη και διένεξη μαζί του γιατί δεν μπορούσε να πιστέψει ο Χίλμπερτ ότι, ότι έχουμε δύο μορφέ του απειρού. Δεν μπορούσε να το δεχτεί αυτό. Τελικά το δέχτηκε. Δηλαδή το άπειρο είναι ένα. Δε, με πολύ μεγάλη, με πολύ, με, για το αυτό τι ουσία προσφέρει στο ανθρώπινο είδο. Το Ότι υπάρχουν δύο άπειρα επί του προκειμένου τώρα που είμαστε και, και μια ενδιαφέρουσα ερώτηση ακόμα στην κάνω τώρα. Επειδή θα χοντρίνει το παιχνίδι, θα ρωτήσω. Είναι εγώ. πολύ σοβαρό φιλοσοφικό θέμα αυτό. Μπαίνουμε στη φιλοσοφία των μαθηματικών και σε θεωρήματα μαθηματικών που οι περισσότεροι που μα ακούνε αυτή τη στιγμή ίσω να μην θέλουν να συνεχίσουμε να αναφερόμαστε επί του θέματο. Ναι. Γιατί μπορεί να, να σταματήσουν να μα ακούνε. Είναι, είναι κάτι το θέλει. που, οπτική... που μα ακούνε αποκλείεται να σταματήσουν. Άλλοι μπορεί. Ναι, λέω, ε, θέλ, θέλει οπτική επαφή, θέλει εξήγηση, θέλει. Θέλει εξήγηση αναλυτική με εικόνε, ναι. να δουν κάποια πράγματα. Άρα μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε μια ομιλία με πίνακα. Ναι, βεβαίω. Ή να το κάνουμε και σε μια τηλεοπτική εκπομπή που στο μέλλον θα μπορούσε να κάνει εσύ. Θα κάνουμε, ναι. Α. Περιμένουμε να φύγουν τα κοπρόσκυλα από πάνω ωραία η Δευτερία, αφού το ξέρει πολύ καλά αυτό. Λοιπόν, θα πηγαίνουμε από τον Ασταλό. Δεν πρόκειται να χαθούμε, να είστε σίγουροι, από τη φίλη. Ε, αυτό που θέλω να ρωτήσω τώρα, που ρωτάει εδώ μία φίλη μα, μισό λεπτό. Η θεάτη λέει για ποιο λόγο να τετρα... Και αφορά και άλλους, λέει κάτω την ερώτηση. Ε, νοήθηκε, την ε, για ποιο λόγο να τετραγωνίσει κάποιο στον κύκλο, αν μπορεί να μα το εξηγήσει και συμπληρώνω λέει, τι, τι, τι πιο είναι είναι κέρδο στην βεβαίως, απόδοση αυτή. Να εξηγήσουμε πολύ αναλυτικά. Καταρχήν πριν να δώσουμε απάντηση εδώ, πρέπει να πούμε ότι οι αρχαίοι Έλληνε είχαν τέσσερα διάσημα, πολύ διάσημα και άλυτα έτσι, ναι. προβλήματα, τα οποία ναι. ήταν ο τετραγωνισμό του κύκλου. Ο διπλασιασμό του κύβου. Θα εξηγήσουμε το καθένα τι εννοεί, τι mm. είναι από αυτά. Ε, μετά ήταν η κατασκευή των κανονικών πολυγόνων και η τριχοτόμηση τη οξία γωνία. Η τριχοτόμηση, η τριχοτόμηση οξύας Τι οξύας γωνίας. σημαίνει τριχοτόμηση τη οξία γωνία. Ότι Άστε. με κανόνα και διαβήτη σε πεπερασμένο πλήθο κινήσεων του κανόνα και του διαβήτου ναι. χωρίζω μία οξία γωνία. Οξία γωνία είναι κάθε γωνία μικρότερη των 90 μυρών ναι. Μεγαλύτερη των 0 μυρών και μικρότερη των 90 μοιρών τη ναι. ορθή δηλαδή. Τη χωρίζω με κανόνα και διαβίτη σε επεπερασμένο πλήθος κινήσεων αυτών των δύο οργάνων σε τρία ίσα μέρη. Αυτό σημαίνει τριχοτόμησης οξία γωνίας. Σε τρία ίσα σε τρία μέρη. μέρη. Αποδεικνύεται τελικά το πρόβλημα αυτό ακόμη, ακόμη είναι άλυτο. Εν μέρη έχει επιληθεί. Έτσι. Γιατί, γιατί όπως και το πρόβλημα της κατασκευής των κανονικών πολυγόνων έχει και αυτό επιληθεί εν μέρη, Αυτά τα δύο δεν έχουν απαντηθεί πλήρω ακόμα. Ναι. Ποια έχουν απαντηθεί πλήρω. Ο τετραγωνισμό του κύκλου, και θα εξηγήσουμε ακριβώ τι είναι. Ναι, θα κάτσουμε να σε αυτό. Ναι, και βεβαίω ο διπλασιασμό του κύβου. Κάποτε οι κάτοικοι τη Δήλου ναι. είδαν ότι εκεί είχε εμφανιστεί ένα λιμός. Ναι. Λοιπόν, και για να σταματήσει ο λιμός πήγαν στην πυθία και τη είπαν τι να κάνουμε προκειμένου να σταματήσει αυτή η κατάρα που μα βρήκε. Ναι. Και του λέει η πυθία ότι έχετε στο νησί σα, στο ιερό του Απόλωνο. Έναν κύβον. Διπλασιάστε αυτόν τον κύβον και θα σταματήσει ο λοιμό. Και έβαλαν του καλύτερου γεωμέτρε, δηλαδή να φτιάξουν ένα κύβο με κανόνα και διαβήτη, να το σχεδιάσουν και να το κατασκευάσουν, ναι. που να έχει όγκο, όγκο διπλάσιο από τον αρχικό κύβο, τον δοφέντα κύβο. Ναι. Προσπάθησαν πολλοί γεωμέτρε, οι καλύτεροι τη εποχή εκείνη, δεν κατάφερε κάποιο ναι. από του καλύτερου γεωμέτρε να λύσει αυτό το πρόβλημα με κανόνα και διαβήτη. Ναι. Έτσι έστειλαν οι κάτοικοι τη Δήλου το πρόβλημα αυτό στον μεγάλο γεωμέτρη, τον Πλάτωνα. Και ο Πλάτων το έλυσε το πρόβλημα αυτό, αλλά δεν το έλυσε με κανόνα και διαβίτη, το έλυσε και με τη χρήση κάποιων άλλων οργάνων, όπως και το έλυσαν και κάποιοι άλλοι μετά, ναι. αλλά όχι με κανόνα και διαβίτη. Τελικά, μετά από πολλές εκατόντα αιτίε, απεδείχθη ότι ο διπλασιασμός του Κύβου με κανόνα και διαβίτη δεν είναι δυνατόν να γίνει. Οπότε λύθηκε το πρόβλημα ολοσχερός. Δόθηκε απάντηση ότι δεν επιλύεται. Ναι. Στον πλάτο να θα πάμε και μετά. Εγώ Βεβαίως, δεν ξεχνάω. Εγώ είμαι κομπιούτερ. Αυτά που έχει πει. Σοβαρά πράγματα. Πολύ δυνατά. Και μαζί που έχουμε πει και. Έχουμε λοιπά, αναφερθεί σε θέματα. Τα θυμάμαι και θα τα αναφέρουμε. Ο τετραγωνισμό του κύκλου τώρα για να απαντήσουμε. Πάμε εκεί λοιπόν για να πάμε πιο που φίλοι μας, είναι ότι με κάποιο ε, τρόπο, χρησιμοποιώντα μόνο κανόνα και διαβήτη ναι. και κινήσει πεπερασμένε. Ναι. Ακόμη και αν είναι και ένα δισεκατομμύριο κινήσει. Ναι. Δεν μα πειράζει αυτό. να είναι πεπερασμένε όμω. Γιατί είναι δεν μπορούμε να τι κάνουμε. Το εξηγήσαμε. Λοιπόν να βρούμε ένα τρόπο να κατασκευάσουμε ένα τετράγωνο που να έχει ακριβώς ίσον εμβαδόν με το εμβαδόν ενός δοθέντος κύκλου. Ναι. Έτσι. Αυτό ήταν το πρόβλημα του τετραγωνισμού του κύκλου. Που τελικά απεδείχθη από το 1882 και μετά ότι δεν επιλύεται και αυτό με κανόνα και διαβήτη. Με άλλους τρόπους επιλύεται. Ναι. Με πολλούς άλλους τρόπους. Με κανόνα και διαβήτη όμως δεν επιλύεται. Τα άλλα δύο προβλήματα, δηλαδή ο. Η κατασκευή των κανονικών πολυγόνων και η τριχοτόμηση τη οξία γωνία δεν έχουν επιληθεί ακόμη. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιληθούν. Με. Τι γνωρίζουμε γι' αυτά, Γνωρίζουμε ότι αν έχουμε ορισμένε οξίες γωνίε. Ένα δευτερόλεπτο. Κάντε ένα-δύο λεπτά break στο chat. Δεν προλαβαίνω. Ενώ λέτε και ωραία πράγματα να τα μεταφέρω, γίνεται. Περιμένετε ένα λεπτό να κλείνει τη, τη, τη, τη δέσμη των απαντήσεων και μετά. Αλλιώ δεν θα μπορώ να ρωτήσω γιατί περνάει το chat και φεύγει, αγαπητοί φίλοι. Ένα-δύο λεπτά ένα break. Όπω έλεγε ο Ισηόδο. Λοιπόν, έλεγε, ολοκληρώνει. Ε, το mm. πρόβλημα είναι το εξή, εκεί. Ότι για να ξέρουμε ποιε ακριβώ γωνίε, ναι. οξύε γωνίε, τριχοτομούνται, πρέπει να μπορούμε να γνωρίζουμε ποιε γωνίε κατασκευάζονται με κανόνα και διαβήτη. Ναι. Ποιε οξύε γωνίε, δηλαδή, μπορούν να κατασκευαστούν με κανόνα και διαβήτη. Ναι. Πρέπει να γνωρίζουμε και αυτό. Ε, ή πρέπει να γνωρίζουμε κάποια άλλα πράγματα που έχουν να κάνουν με την κατασκευή των κανονικών πολυγόνων, δηλαδή αυτά τα δύο τα θέματα είναι αλληλοσυνδεόμενα. Μεγάλες προόδους πάνω σε αυτό το θέμα ναι. έκανε ένας από τους μεγαλύτερους μαθηματικούς όλων των εποχών, που η Διεθνής Μαθηματική Κοινότητα θεωρεί δύο μαθηματικούς ως μεγαλύτερους μαθηματικούς όλων των εποχών, τον Αρχιμήδη και τον Γκάουσ. Ο Γκάουσ ο Γερμανός ναι. και ο Αρχιμήδης ο Συρακούσιος. Ναι. Αυτέ οι δύο μορφέ είναι οι μεγαλύτερε μορφέ όλων των Δηλαδή, όλη η μαθηματική κοινότητα του πλανήτη αναγνωρίζει αυτού του δύο κορυφέ. Κορυφέ, έτσι. Μάλιστα. Τα κορυφαία μαθηματικά μυαλά όλων των εποχών τα θεω, θεωρούνται ότι είναι αυτά. Μάλιστα. Λοιπόν, βεβαίω ο, ο Αρχιμίδη έκανε εργασίε που ορισμένε χάθηκαν, όπω και πολλοί άλλοι Έλληνε. Ναι, ναι, ναι. Και δεν ξέρουμε και τι έκανε όταν τον σκότωσε ο στρατιώτη αυτό που το είπε Μήμου του κυκλοστάρατε. Ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρουμε τι προβλήματα πήγαινε τι να λύσουν και τι θα μπορούσε να έχει κάνει. Και δεν έχουμε και το παλήμψιστο. Ε, το παλίμψο Χοντρός... τον, το τον έχει αποκωδικοποιηθεί κατά τουλάχιστον 98. Όχι, το, το δεν το έχουμε εδώ. Το... Γιατί ο Χοντρό που ήταν υπουργό πολιτισμού, όλο τυχαίω ο Χοντρό έπαιξε ρόλο και στο Μέγα Αλέξανδρο στο πλατούν, στο πλατούν στο, με τον Όλιβερ Στόουν και ήταν και υπουργό πολιτισμού στο ε, Θεσσαλονίκη 97 κλπ. Για 800.000. Δεν το αγόρασε να το έχει το Υπουργείο και το πήρε κάποιο ιδιότητε έξω. Κάποιε ιδιότητε, ο οποίο ναι. όμω, αυτό ο ιδιότητε που το πήρε, ναι. δεν το άφησε στο συλλητάρι. Για λέγεται. Χρησιμοποιήσε μεγάλα μυαλά πυρηνικών φυσικών και άλλων άλλων επιστημόνων ναι. έτσι, και άλλων πολλών καλών επιστημονών. Και θυμάμαι και την καταγωγή του τέλο πάντων. Και χρησιμοποιήθηκαν μηχανήματα, ναι. ανάκρυβα μηχανήματα, ναι. για να μπορέσουν τελικά και πολύ πρωτότυπε επιστημονικέ μέθοδοι τελευταία τεχνολογία. Αναφέρομαι σε αυτό στο βιβλίο μου η. Αρμονία τη Ιερά Γεωμετρία. Το mm -hmm. έχω από το έχω αρκετέ σελίδε αναφορά. Θα τα πούμε Μαφερά. αυτά για τα βιβλία μετά, λέγε. Ε, εκεί αναφέρομαι, yeah. μόνο εκεί, δεν αναφέρομαι σε κάποιο άλλο. Ε, και τελικά κατάφεραν με πολύ ε, μεγάλη εργασία που έκαναν, η οποία κράτησε αρκετά, ε, αρκετό χρονικό διάστημα, yeah. να διαβάσουν τουλάχιστον το 98% των, ε, των κειμένων αυτών. Που ήταν στο παλίμψιστο, να μπορέσουν να τα διαβάσουν, δηλαδή να τα σκανάρουν και να τα διαβάσουν. Γιατί να τα αναλύσουν και ούτω καθεξή. Γιατί από πάνω είχαν γραφεί άλλα κείμενα. Ναι. Και έπρεπε να χρησιμοποιήσουν πολύ ψηλή τεχνολογία, για να μπορέσουν να. Να τα πάνε δουν, από κάτω. Να, να, δουν να δουν το πούμε από κάτω από τον έτσι. <χω> και είδαν τελικά το εξή καταπληκτικό. Ότι ο Αρχιμίδη είχε κάνει τα πρώτα βήματα για τη συνδυαστική ανάλυση από την εποχή του. Και πάθαν την πλάκα του. Ναι. Γιατί νομίζανε ότι η συνδυαστική ανάλυση είχε ανακαλυφθεί μετά το Μεσαίωνα. Ο Αρχιμίδη όμως είχε θέσει τα πρώτα βήματα για τη συνδυαστική ανάλυση και αυτό το αποδεικνύει το έργο του, το στομάχιον. Στομάχιον. στομάχιον έτσι λέγεται. Ά. Έχω αναφερθεί στο βιβλίο μου αυτό. Ναι, ναι. ναι. Το γράφω αυτό και αυτά που λέω τα ναι, λέω. Ναι, και τα ξέρω. ναι, ναι. Μα δεν αφήσουν Αυτά ναι. Ναι. δεν είναι κάτι που είναι οι κασίες. Ναι. δηλαδή πόσο μπροστά ήταν από την εποχή του και ο Αρχιμήδης ναι. αλλά και ο ίδιος ο Πλάτων ο οποίος ο Πλάτων μέσα από την αναφορά του που κάνει για τους 5.040 κατοίκου της Ιδανική πολιτείας ναι. τι μας αποδεικνύει μας αποδεικνύει ότι είχε ανακαλύψει μία μέθοδο για να εξετάζεται εάν ένας αριθμός είναι πρώτος ή σύνθετος και για να μπορούσε ο Πλάτων να χρησιμοποιήσει αυτή τη μέθοδο έπρεπε να γνωρίζει ένα θεώρημα που απεδείχθη το 1855 από τον Τσέμπισεφ. Το οποίο το ξεκίνησε ένα άλλο μαθηματικό πέντε χρόνια πριν, σαν οικασία, αλλά δεν μπόρεσε να το αποδείξει. Και το αναφέρει Αυτό το θεώρημα λέει ότι αν έχουμε έναν αριθμό, ένα φυσικό αριθμό K, α πούμε το 5, και ναι. τον διπλασιάσουμε, θα γίνει 10, έτσι. Σωστά. Μεταξύ στο διάστημα του 5, 5 και, και του 10, 10, μόνο για τις ε, τιμέ των θετικών ακεραίων των φυσικών αριθμών, θα υπάρχει, λέει, τουλάχιστον ένα πρώτο αριθμό. Από το 5. Έχουμε το 6, το 7, το 8, το 9, το 10. Υπάρχει το 7. Στο διάστημα δηλαδή είναι πρώτος το 7. Γι' αυτό ονομάζεται και ιερός αριθμός. Όχι γι' αυτό το λόγο. Ονομάζεται ιερός, το έχω εξηγήσει ότι η ελληνική πλώσσα... Το λέμε τώρα για να τα καταγράφουμε. Γνωρίζει, ναι βεβαίως γνωρίζει γιατί, ε, γιατί ονομάζεται ιερός αριθμό. Το 7 διότι αν πάρουμε τη λέξη ιερός, ο αριθμός αυτής της λέξεως είναι 385. Αν mm. προσθέσουμε το 3, το 8 και το 5 θα πάρουμε το 16. Και από το 1 και το 6 θα πάρουμε το 7. Και παρότι η πιθανότητα να λάβουμε το 7 σαν πειθημενικό λεξάριθμο από τον αριθμό τη λέξεω ιερό που είναι 385 είναι μόλι ένα ένατον, ενώ να μην το λάβουμε είναι οκτώ ένατα, τον λαμβάνουμε. Γι' αυτό λέμε ότι εδώ βλέπουμε κάτι πολύ ναι, σημαντικό στην ελληνική γλώσσα. Ένα αξιοθαύμαστο δηλαδή γεγονό συμβαίνει. Και δεν συμβαίνει αυτό μόνο στην περίπτωση αυτή. Συμβαίνει, α πάρουμε τη λέξη εβδομά. Όχι εβδομάδα. Εβδομάδα. Είναι ναι. η εβδομάδα τη εβδομάδα. Σωστό. Έτσι, ο κώδικ εκεί λειτουργεί, στη σωστή γλώσσα. Η λέξη τη εβδομά έχει τον αριθμό 322. Το 3, το 2 και το 2 τι μα δίνει? Το 7. Με ποιον αριθμό έχει σχέση η εβδομά? Με το 7, βεβαίω. Αν πάρουμε την λέξη Απόστολη, Όχι Απόστολη με Ιτα, απόστολη. απόστολη. Με Όμικρο Ιότα. Σαν... Με Όμικρο Ιότα. 12. Ο αριθμό τη λέξη Απόστολη είναι 831. 8 και 3 και 1 όμω κάνει 12. Αν πάρουμε τη λέξη Ζώδια, έχουμε Που είναι 822, 12. 122 σαν λεξάριθμο. 8 και 2 και 2 μα κάνει πάλι 12. Ενώ είναι διαφορετικά τα γραμμάτα, Βεβαίως. το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Καταλήγουμε σε πειθμενικό ή λεξάριθμο, ο οποίο έχει ποσοτική συμφωνία με αυτό που εννοείται από τη συγκεκριμένη λέξη. Και αν βάλουμε κάτω τι πιθανότητε και τι πολλαπλασιάσουμε, γιατί είναι τα αυτά όλα τα γεγονότα, τότε βλέπουμε πολύ καλά το μεγαλείο τη ελληνική γλώσσης. Και αυτά είναι μία σταγόνα στον ωκεανό από αυτά που συμβαίνουν μέσα ε... στην υπερτεχνολογία ναι. υπε τη ελληνική γλώσσα. Γιατί ποια είναι η υπερτάτη τεχνολογία που δημιουργεί ο άνθρωπο. Η ίδια η γλώσσα του ναι. Γιατί άμα πάρουμε τη λέξη τεχνολογία Και την αναγραμματίσουμε Θα προκύψει η λέξη λόγοτεχνία Η Έλα. τέχνη του λόγου Η δημιουργία της γλώσσης Που είναι μουσική, ετυμολογική σύμβολα, μαθηματικά και ούτε ο καθεξής Και όχι μόνο, έτσι Δεν μου λες η άποψη που ισχυρίζεται Ο Τάκης ο Παπάς τον οποίο γνωρίζεις και τον ασπάζεσαι Βεβαίως Που λέει ότι δεν επαρκεί η ηλικία της εμφάνισης του ανθρώπου στον πλανήτη που είναι το τελευταίο ζώο που εμφανίζεται 10-12 εκατομμύρια χρόνια λένε, για να φτάσει η γλώσσα εκεί που έφτασε για να μπορεί μόνος του <coughs> από το γκαγκαγκούγκα να εξελίξει τη γλώσσα μέχρι την κλασική περίοδο που είναι το, Α, το TOP, εδώ και η απάντησης... ότι είναι έξωθεν παρέμβαση η απάντηση είναι το κλειδί εδώ είναι ο Προμηθεύς ναι, δηλαδή ο προμηθεύ έδωσε πληροφορίες για την αλματό τη γλωσσολογική, στον στον άνθρωπο. Άνθρωπο. δεν έδωσε τη σπίθα, το φως που νομίζουν κάποιοι. Φως είναι η γνώση. Το είχαν αυτό, το γνώριζαν. Ναι, τη φωτιά την ξέρανε, ε, τη γνώση δεν ξέρανε. το πνευματικό φως, που καλείται ναι. αλφάβητον. Ναι. Γι' αυτό και αν γράψουμε το όνομα Πρόμηθεύς, ναι. θα πάρουμε αριθμό το 912. Ναι. Τον ίδιο αριθμό έχει και η λέξη Κάφκασος και γι' αυτό μετά ο Ζεύς που παρήκουσε την εντολή του τον, τον, για να τον τιμωρήσει. Και, και οι δύο γιατί... αυτές λέξεις έχουν το ίδιο λεξαριθμό. Ακριβώς, Ενώ τα γράμματα είναι τελείως διαφορετικά. Βεβαίω. Και είναι το 912. Ναι. Και εάν τώρα γράψουμε το όνομα «Ζεύς», ναι. περιέχει μέσα το F, δηλαδή το «Καλόν». Ναι. Και ο αριθμό της λέξεως του ονόματος «Ζεύς» είναι 612. Τι λες τώρα. Όπω έχω αναφέρει όμω στα βιβλία μου, ναι. τον ίδιο αριθμό έχει και οι λέξεις «Γραφή». Γραφή, Γραφή 612. Προμηθεύς 912, ναι. Κάφκασος 912. Η διαφορά είναι ακριβώς το 300. Το Άρα 30 εμείς όμως... διαβάζουμε, σύνομαι, εμείς διαβάζουμε το παραμυθάκι με την έννοια όπως το έχουμε μάθει. Ο προμηθέας ε, εκεί τον τιμώρησε ακριβώς. ο Δίας, ακριβώς. ο Κάφκασος η και πήγαινε για ο και τούτραγε το Σικότη. Το Ήπαρ. Το είπαρ. Αλλά το Ήπαρ πρόσεξε. Μπράβο, για αυτό το Εάν πάρ. το αναγραμματίσουμε γίνεται ο Πατήρ. Ο πατήρ. <και> τι, τι, τι αναφέρει όμω η ανάγλυφο πλάκα που, η οποία βρέθη περί του Ζινό. Ναι. Ζεύ, αισθάνεσαι, πατήρθε, όντε και ανθρώπων. Ανθρώπων, ναι. Πατήρ, πρόσεξε. Ο πατήρ, το ύπαρ. Ή πόρτα. Αναγραμματισμό του. Όλα, ή πόρτα. Τι είναι το ύπαρ. Είναι η πόρτα, η είσοδο ναι. όλων των τροφών που μεταβολίζονται στον οργανισμό. Ναι, χωρί ύπαρ δεν υφίστασαι. Τέλο. Και εάν πάρουμε και τη λέξη είσοδο, καταρχήν τι αριθμό έχει το ύπαρ με, με το άρθρο η φράση αυτή, έτσι. Έχει το 559 ναι. Τον ίδιο αριθμό έχει Με το άρθρο με το ύπαρ το το Τον ίδιο έχει και ο πατήρ ο Τον πατήρ. ίδιο αριθμό έχει και η πόρτα Είναι αναγραμματισμοί αυτοί Όλοι με άρθρα ναι, ναι. Αλλά και η λέξη της Έχει πάλι 559 Στην είσοδο δεν έχεις και πόρτα έχεις ναι, Αν δεν υπάρχει πόρτα, η πόρτα δεν υπάρχει είσοδο. Η πόρτα είσον είσοδος ναι. Ίσον 559 ναι. 5 και 5 και 9, 19 ναι. 1 και 9, 10 Και 1 και 0, 1 ναι. Το είναι το πρώτο σημείο που περνάς για να εισέλθει. Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό όλα αυτά δεν είναι τυχαία τα γεγονότα που συμβαίνουν. Ούτε είναι εύκολο να τα αποκωδικοποιήσει ο καθένας. Αυτό είναι το σίγουρο όσον αφορά την ανάλυση. Αλλά το άλλο είναι ότι πλέον οι συμπτώσει παύλα εντό αγωγικών συμπτώσεις, είναι τόσες που δεν είναι σύμπτωση ο μαθηματικός τύπος. Και μία ακόμα συμπληρωματική ερώτηση πάνω στο κομμάτι που είμαστε τώρα... Είναι η εξής Ο Τάκης ισχυρίζεται ότι είναι γνώσεις Η οποία είναι δοτή πληροφορία απ' έξω Όσον είναι αφορά αυτό. την ελληνική γλώσσα Μα όταν μιλάμε για το όνομα προμηθεύση Δεν είναι ανθρώπινο κατασκεύασμα Δεν μιλάμε που... για το όνομα προμηθεύση ναι. Μιλάμε για μια κωδικοποιημένη γνώση της μυθολογίας ναι. Φυσικά εννοούμε κάτι το οποίο συγκλίνει προς τα εκεί. Ναι. Λοιπόν να θέσω και τι δύο ερωτήσει των φίλων εδώ για να πάμε σε ένα διάλειμμα. Ε, δεν έχουμε αρχίσει ακόμα να καταλάβετε, αγαπητοί φίλοι. Ε, α, δεν ξέρω αν. Ε, εντάξει. Λοιπόν, ο Νίκος ο οποίος με έχει φάει και σε άλλες εκπομπέ, ρωτάει γιατί το έχει ακούσει από σένα. Ε, τι ξέρεις λέει, για την Γαχάλα, Γκαμακαπά, Γαχάλα και Επιτροπή των 300 έχει πει λέει παλαιότερα για αυτή την Επιτροπή ζωντανών και νεκρών. Τι είναι αυτό δεν το ξέρω αλλά αφού το Ο ρωτάει βρει, και το γνωρίζεις είναι, μπορεί να το αναζητήσει να αυτό στο διαδίκτυο και να βρει. Και να βρει, με να βρει την... είναι. Έτσι. Μπορεί να το βρει. Δεν είναι κάτι που δεν έχει δημοσιευθεί. Φαίνεται αυτό. Ε, αυτό ίσω ρωτάει σε έναν τώρα, επειδή κάποιο έχει ακούσει να το αναλύσει Γι' αυτό ρωτάει. Και μήπω θέλει να το ακούσει. Πρέπει να το μελετήσω και λεξαριθμικά για να δω τι θα γίνει να δει όλο να το εύρο. Να στηρίξω ναι, να <σχ> τα επιχειρήματά μου και αριθμητικά για να μπορέσω να απαντήσω Ωραία. πιο εμπεριστατωμένα σε αυτό. Ο φίλο μα ο Πέτρο λέει ότι ο τετραγωνισμός του κύβου έχει σχέση με τον Όχι, έλεγχο του, κύβου, του κύκλου. Ο τετραγωνισμό του κύβου, του κύκλου, μάλλον θα γράψει, ή ο διπλασιασμό του όγκου του κύβου. Έχει λέει σχέση με τον έλεγχο του 6.6.6 με του άθλου περί του Τάβρου τη Κρήτη ή του Λέοντα τη Νεμαία και φαίνεται στο άστρο του Δαβίδ. Αυτή είναι η ερώτηση. Ναι, έχει σχέση με το άστρο του Δαβίδ. Αλλά το άστρο του Δαβίδ από πού παράγεται? Από τον ψυχογονικό κύβο των Πιθαγωρίων, τον οποίο δεν αναφέρει ποιο, ο Πλάτων. Που είναι ναι. το 216 Γιατί 6 επί 6 επί 6 Μας κάνει 216 Που είναι το 6 στην τρίτη δύναμη ναι. Έχει σχέση, έχει τεράστια σχέση Αν προβάλλουμε Το ε, ψυχογονικό κύβο έτσι, ε, Στο επίπεδο μπορούμε να πάρουμε Ένα απόσπασμα, ένα τμήμα δηλαδή Που είναι στο άστρο του Δαβίδ Το αποκαλούμενο Το ναι, οποίο ναι, ναι. απεικονίζεται Στο μέτατρον, δηλαδή στο ψυχογονικό κύβο Α λέγεται έτσι, από πού ναι. το πήραν, από πού ξεκινάει Ναι, ε, καλά, το πού ξεκινάνε αυτοί όλοι το γνωρίζουμε Και μια άλλη συμπληρωματική διαργασία Λέει ο φίλο ο Τζίμνιος εδώ Το πι μικρό είναι τρει γραμμές Και τα περιπτά του, δηλαδή οι μικρέ γραμμούλε που βγαίνουν δεξιά και αριστερά Άρα δεν είναι τυχαίο οπτικά το σχήμα του Και μας ομιλεί για την αξία του Όπως λέμε Βεβαίως, βεβαίως γιατί αν δούμε το πι Καταρχήν πρέπει να πούμε το εξή. Ότι το πι είναι το αρχικό γράμμα τη λέξεως πηλίκων. Έτσι δεν είναι. Σωστό. Δεν το γράφουμε αυτό τα βιβλία. Ναι. Τα δικά μου το γράφουν ορισμένα. Ναι. Λένε ότι επειδή είναι το αρχικό τη λέξεως περιφέρεια, γι' αυτό και αποδίδεται αυτή η μαθηματική σταθερά, το 3,14, με αυτό το σύμβολο. Δεν είναι αυτό. Ο λόγο είναι ότι επειδή το πι, ο αριθμό αυτό, δηλαδή αυτή η μαθηματική σταθερά, προκύπτει από το πηλίκων του μήκου τη περιφέρεια του κύκλου προ την διάμετρον. Γι' αυτό ακριβώ, γι' αυτό τον λόγον, έτσι, χρησιμοποιείται αυτή τη σταθερά, ε, το π για να απεικονίσει αυτή τη σταθερά. Mm. Και αν προσέξουμε, θα δούμε ότι η πόρτα ναι, το πι. Ή οποιαδήποτε πόρτα έχει σχήμα, έτσι, πι. Πι. Σωστό. το π, Στον γράμμα π. πει. Όμω, στην πόρτα μπαίνουν κλειδιά για να ναι. ανοίξει. Ναι. Και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Ναι. Έτσι. Όμω. Και από μέσα και από ξανα. Ακριβώ. Εάν πάρουμε τη λέξη κλειδιά, ο αριθμό είναι 80. Και το σαν στο του πληθυντικό του ή στον ενικό, πόρτα, Περίμενε πάλι 80. Στον ενικό ή στον πληθυντικό, Κλειδιά. Όχι κλειδί. Όχι κλειδί. Γιατί? γιατί ένα κλειδί είναι για μέσα και ένα είναι το ίδιο, Δηλαδή σου λέει ότι έχει δύο θέσει. Ναι. Και το κλειδί αυτό μιλάει για τη λέξη κλειδιά. Μάλιστα. Δεν έχει μόνο απ' έξω. Ξαναπέσαι λοιπόν γιατί μίλησα επάνω σου. Παίρνουμε τη λέξη κλειδιά που αν είναι απαραίτητα για την πόρτα και. Και έχει τον αριθμό 80. Ναι. Τον ίδιο όμω αριθμό έχει και το σύμβολο π που είναι το 80, ναι. Γιατί μετά είναι το κόπατο 90 που είναι αυτό που απεικονίζει την πόρτα. Το πει. Γι' αυτό και ξεκινάει η Πόρτα το πει. Λοιπόν, ο Δόκρο οφείλο μου λέει: Η πεντάλφα α σχετίζεται με την κίνηση τη Αφροδίτη στον ουρανό. Η πεντάλφα είναι ένα σύμβολο που έχει σχέση με την Αφροδίτη. Το οποίο να πούμε έχει. εδώ δεν είναι εβραϊκό, είναι ελληνικό. Πιθαγόριον είναι. Πες Πι... πέ... Το πεντάγραμμα. Πες να καθαρίσω, πεντάγραμμα. το καθαρίσουμε αυτό το κομμάτι. Το πεντάγραμμα ναι. Και το λένε οι εγγλέζικοι και οι αγγλόφωνοι πεντάγραμμα. Πεντάγραμμα. Δεν θα μπορούσαν να το αποκαλέσουν αν δεν υπήρχε η λέξη πεντάγραμμών. Τι θα λέγανε, five lines ας πούμε, δεν γίνεται. Ναι. Δεν θα μπορούσαν να το απεικονίσουν. Ναι. Γι' αυτό λέμε ότι η αγγλική γλώσσα, <coughs> η αγγλική γλώσσα έχει τουλάχιστον 85.000 ελληνικές λέξεις. Τουλάχιστον. Εάν αυτές αφαιρεθούν από την αγγλική γλώσσα πάβει να υπάρχει ως γλώσσα. Ναι. Δεν, θα να συνενο... δεν θα μπορούν να μιλήσουν. Δεν... Όχι είναι να τους βγάλει της ελληνικές που είναι καμιά 70.000 Να βγάλεις πάνω τη λέξη τελέ, πάνω, τελέ από, πάνω από 85. Ηλεκτρον και τέσσερι πενταέλετε το Λαντι, να βγάλει και κάτι τέτοιο τέτοια. Μα είναι χιλιάδε. Είναι δεκάδε χιλιάδε οι ελληνικέ λέξει που βρίσκονται εντό τη αγγλικής γλώσσα. Λοιπόν, τώρα τι εδώ. Και έχει αποδειχθεί ότι η αγγλική γλώσσα έχει ναι. θεμελιωθεί πάνω στην αρχαία ελληνική. Ναι. Και ακόμα και σήμερα, έτσι, ναι. έρχονται εδώ οι Αγγλέζοι και λένε ανάλυση. Ναι. Εμεί λέμε ανάλυση. Εμεί γιατί λέμε ανάλυση και δεν λέμε ανάλυση. Ναι. Δηλαδή θα, θα έρθει ο Αγγλόφιμο και ο Αγγλόφιμο να μα κάνει μάθημα στα ελληνικά. Σκέψω. Ή λένε Ακρόπολη. Where is the Ακρόπολη? Ναι. Και με είχαν ρωτήσει, Γιατί εδώ δεν γράφεται η και γράφεται η Ακρόπολη. Ναι. Εντάξει, έχουμε φτάσει. Ότι είμαστε... Και αυτό έχει επιβληθεί. Έχει επιβληθεί με τη δημοκρατία σου λέει. Ποια δημοκρατία. Ρωτήθηκαν όλοι Ποια για το δημοκρατία. εάν θα έπρεπε αυτό να επιβιώσει. Αυτό λέγεται στην καθημερινή ελευθερία μου παλαμιακή. Είναι η δημοκρατία. Θα μου βγάλεις το, το, το, το λεξάριθμο τώρα στο διάλειμμα τη λέξεως παλαμιακή πεοπαλιδρόμηση. <laughs> <laughs> γιατί και <γελάδα, δωρε> <laughs> Οπότε όταν λέμε μια λέξη που. Καταρχήν ξέρεις, πάρουμε τη λέξη. Θα λέμε... Ε, τόσο, Άμα να πάρουν... μην λέμε, γιατί δεν καταλάβαινε Άλλητα έχουμε δίκο μας κώδικα τη δημοκρατία με αναγραμματισμό βγαίνει μια πολύ ενδιαφέρουσα λέξη ναι. έτσι, έτσι είπαμε δημοκρατία Βγαίνει μηδοκρατία Δηλαδή είναι η κρατία των μηδών, των το... εχθρόνιμών Των εχθρόνιμών, ε. σωστό Αριστοκρατία είναι το σωστό Λοιπόν, μου θύμισε ένα φίλος τώρα που λέει να σε μαζέψω καμιά μέρα Και να πάμε σε κάνα καφέ με πίνακα να κάνουμε έτσι μια-δύο ώρε. Αυτέ πρώτον θα καεί το μαγαζί. Δεύτερον θα κάνουν τα μυαλά του. Συμπληρώνω εγώ. Και τρίτον αυτό, σα μεταφέρω τώρα κάτι που το έχω ζήσει εγώ. Έχουμε πάει διήμερη εκδρομή. Το θυμάσαι? Επίδαυρο Σαλάντι. Κάτω στο. και στην πυραμίδα εκεί κάτω του. Όχι, α στην πυραμίδα. Μια διήμερη. Να. Έχουμε πάει λοιπόν αγαπητοί φίλοι και με αυτό θα πάμε ένα διάλειμμα. Ναι. Έχουμε κλείσει ξενοδοχείο. Καμιά σανταριά άτομα πώ θα ήταν, ναι. Ε, το βράδυ λοιπόν έχουμε μαζευτεί εμείς στο, στο σαλόνι Έχει και ένα τζάκι εκεί κοσάκι, Έχει απλώσει τον πίνακα πάνω στο τζάκι Όπως έρχεται ξέρεις έτσι ριχτός Και πατάει στο φρύδι του τζακιού Και κάνει μάθημα επί πινάκος. Από κάτω έχουμε αράξει όλοι στο σαλόνι καφέ κλπ και, και λέει τώρα ο Λευθέρης Α εκείνο, τούτο, τούτο, τα λοιπά Μπαινοβιένανε οι άλλοι Του ξενοδοχείου και κοιτάγανε, σκύβανε και Σου λέει, τρελαμένοι είναι αυτοί. Αυτό μίλαγε μόνο, του, εμείς έχουμε αράξει από κάτω και ακούμε. Και αυτό και εκείνο και τ' άλλο και το πήγε, τρία και δεκατέσσερα και λοιπά, Σου λέει, τα άτομα από κάπου τα, τα αφήσανε. Την άλλη μέρα, δε, που βγήκαμε να φάμε στο σαλονί, μας κοιτάγανε, σου λέει, μέρα, σου λέει, για να ζούμε και μέρα. Και μα σου λέει, Παραπληκτική. είναι, το θυμάσαι Ναι το θυμάμαι, το θυμάμαι <laughs> Ήταν ένα μεγάλο ξενοδοχείο εκείνο Ναι, ναι, ναι, τεράστιο, τεράστιο. Ναι. Λοιπόν, Πώς δεν το θυμάμαι Πάμε ε, ένα ναι, είχα κάτι τώρα. Ε, τι? Όταν είχα πάει στην Αμερική το 2017 Τον Οκτώβριο στη Βιρτζίνια ναι. Κάποιο φίλο Ο οποίο έρχεται με μια ομάδα στου Δελφούς Και τρέχουμε μαζί έτσι Ένα μαραθώνιο κάθε εξάμηνο Συμβολικό ε, Ήθελε να μου κάνει ένα γεύμα Να μου προσφέρει ένα δείπνο το βράδυ ναι. Και μου λέει θέλω να μου δείξεις Μου λέει φίλε μου Ελευθέριος Όπως ναι. <laughs> αποκαλούν οι Αμερικάνοι ναι. Επτά από τις 520 αποδείξεις Από το Πυθαγόρειο θεώρημα που έχεις κάνει ναι, Θέλω ναι. να τις δω ναι. Γιατί θέλω να πιστεί Ότι, Κάτσες ότι όντως, ναι, ναι, ναι, ότι όντως έχω κάνει αυτές τις αποδείξεις Και του λέω ποιες θέλεις τις πρώτες, τις τελευταίες Μου λέω θέλεις εσύ Ναι και του έδειξα κάποιε απλέ για να μπορεί και αυτός, γιατί είναι δικηγόρο αυτός ο άνθρωπο. Ναι. Για να μπορέσω να του τι εξηγήσω. Και εκεί στο εστιατόριο αυτό που μου είχε πάει σε ένα πανάκριβο εστιατόριο από ένα ξενοδοχείο που είχε το άγαλμα του Τόμα Τζέφερσον ναι. δίπλα, ήταν κάποιοι άλλοι εκεί οι Αμερικανοί και του έκανε εντύπωση. Και σταματήσαν να τρώνε, ήρθαν εκεί και βλέπανε τι αποδείξει που έδειχνα στο δικηγόρο. Ναι. Και μετά ρωτήσαν τον δικηγόρο, τι είναι ασυνόδευο αυτό, ποιος είναι όσος αυτός, ναι. τι είναι αυτά, ξέρω εγώ, τι... να μάθουν. Ναι. Και όταν του είπε ακριβώ τι είναι, μου ζητήσαν όλοι να του υπογράψω αυτόγραφο. Και λέω, δεν το περίμενα εγώ αυτό το πράγμα, ε βέβαια, ε. ε, βέβαια, Και λοιπόν... πήγαμε την άλλη μέρα στο Πανεπιστήμιο εκεί, το Virginia, στο University of Virginia. Και τι να δούμε. Βλέπουμε μία επιγραφή στα αρχαία ελληνικά. Εν τω μεταξύ, όλο το Πανεπιστήμιο μέσα με αρχαία ελληνικά ετώματα, ε, με κύονε ιονικού ρυθμού και μπροστά το άγαλμα του Ομίρου Χάλκινο. Ναι. Τεράστιο. Σου θύμου σε αθήνα. Τι λέω που είμαι εδώ πέρα, που με φέραμε αυτή. Mm. Το λέω κάτσε φίλε, κάτσε του λέω, λέω στον εκεί. του λέω δεν θα φύγουμε του λέω, δεν ξέρω ποτέ θα φύγουμε από εδώ. Mm. Περίμενε γιατί έχουμε εργασία του λέω. Λέξα τώρα. Ναι. Τι, μου λέμε την ησυχία σου. Θα πάμε μετά μου λέει, λέγεται στο τμήμα των μαθηματικών. Πήγαμε εκεί, βρήκαμε δύο μαθηματικού, του είπαμε για μια ανακάλυψή που είχα κάνει εγώ στο άθροισμα των ε, Νίκρο των όρων τη αρμαντική προόδου. Δεν ξέρανται τον τύπο. Και έλειπε ο αρμόδιο εκεί που θέλαμε να βρούμε και τελικά δεν ε, χάσαμε αυτή την ευκαιρία να μιλήσουμε με αυτόν. Την άλλη φορά. Λοιπόν. Να κάτσε να δω. Και έγραφε και... αυτή η επιγραφή πάνω από το, το ε, μέγαρο μουσική εκεί του Πανεπιστημίου, ε, το Music Conservatory που είχε, ε, έγραφε Γνώσαστε την αλήθεια και αυτή η ελευθερώση ή Δηλαδή να γνωρίσετε την αλήθεια και, και αυτή θα σα ελευθερώσει. Το εμά με ναι. Με αρχαία ελληνικά με κεφαλαία. Δηλαδή, ναι, ναι. νομίζω ότι μπαίνοντα εδώ στην ναι, Ανοτάτη ναι, εμπορική, ναι, ναι. ελευθερή, ναι. νομίζω ότι όταν μπαίνει εδώ στην ανωτάτη εμπορική συμπατησίων με το που μπαίνει. Το γράφει πακιστάνικα ή στα αφγανικά. Νομίζω, δεν είμαι σίγουρο, γιατί περνάω με το λεωφορείο. Γιατί είναι έξω ολοπακιστάνι φοιτητέ που πουλάνε παπούτσια. Δεν θα έπρεπε στην Ακαδημία Αθηνών εδώ απ' έξω να γράφει κάτι, να έχει. Τώρα κάτι... που θεσπίστηκε η μακεδονική γλώσσα, το γράψουν στα μακεδονικά. Πού αλλού θα φτάσουμε, ρε φίλε. Δεν ξέρω, ρε Μαγκά. Δεν ξέρω. Θα φτάσουμε, Εγώ θα από εδώ και πέρα, άμα βρίζω, θα λέω στα παπαρόφσκη μου. Παπαρόφσκι και τέτοια. Δηλαδή βγήκε ο Γαβρόκλου και λέει θα το βάλουν στα σχολεία να μάθουμε μακεδονικά. Αλλά τι να μάθουμε ακριβώ. Αρχιαλικά εννοεί. Ναι, τα μακεδονικά. Ναι. Και πρέπει να μάθει και αυτό και όλοι. Ναι, να αλλά μακεδονικά. λέει τα, βλαχοσκ... μα, μακεδονική... τα βλαχοσλάβικά. Η μακεδονική γλώσσα είναι μόνο η αρχιαλική. Δεν υπάρχει άλλη μακεδονική γλώσσα. Δεν μπορούν να μα πούνε ότι το μαύρο είναι κόκκινο. Ούτε ότι είναι άσπρο. Ο... Βλαχούμε. Το λένε και παίρνουν και ψήφου, ε φίλε. Λοιπόν, σα πληροφορώ ότι είναι άγανα κτισμένο κι αυτό και αν δεν ήταν αλλή, μόνο να μην ήταν, επειδή ξέρει πολύ περισσότερα από όλου του Τι, <Τι λε τώρα, αφού σου λέει μα <Τι> εκλέξατε και εμεί θα ψηφίσουμε. Μήπω είναι δημοκρατική δικτατορία, ναι. Αυτό είναι, δεν είναι κάτι άλλο. Ο άλλο έκανε καλά. Έχουνε σαλτάρι εδώ. Βγαίνει ο άλλο από την κουμπάρα μου, ο, ο Λούτρινο από τη Ρόδο. Και λέει Παλαμιακή Λέω Παλιδρόμηση 1081 Μεπαίω Παλιδρόμηση 1131 Άσε, μα, Δεαγόρι μου, Έχει λαθεί τελείω. Κάνω, σα χαριπάω ένα διάλειμμα, αγαπητοί φίλοι. Εδώ αλβέντο 14. com. Και έχουμε ελευθέρω αργυρόπουλα. Ακόμα η ώρα είναι νωρί, οπότε δεν, δεν ξέρω τι θα πάτε μέχρι το τέλο. Αν κοιτάξτε εκεί στη γειτονιά, αν έχει φαρμακεία. Από τη φίλη μου υπενθύμησε ο Κώστας εδώ που τον έχω κοντά μου Από τα φιλαδέλφια από το chat που τον βλέπετε Είναι εδώ μου κάνει παρέα Ότι επί μια ώρα μιλάει ο Λευτέρη Και δεν είναι εύκολο να τον διακόψει Όταν θέλει να δώσει μια έννοια ολοκληρωμένη Ότι βάλαμε ένα τραγούδι στη μια ώρα Άλλη φορά κανονικά το ραδιόφωνο θελει θέλει κάθε 5-6-7 λεπτά Θέλει ένα μουσικό διάλειμμα Ακούτε το 576 και την εκπομπή 2339 αγαπητοί φίλοι Έτσι στο μικρόφωνο 613 Λοιπόν δευτεροί Θα Του βάλω εγώ τώρα τα λέω αυτά Για να τους σημειώσουν να ξέρουν ότι θα πει άγνωστη επισκέπτεση Λοιπόν να σημειώνουν να γίνουμε όλοι μια μαθηματική μουρουλα Λοιπόν ε, το πνεύμα είπαμε 576 έτσι Χωρίς το άρθρο Ναι σκέτο πνεύμα και ο Αλμπέντο χωρί άρθρο λέει, Δεν σχετίζεται με το πνεύμα το με τον Αλμπέντο. Μεταφορά τη πληροφορία. Ξέρει. Μεταφορά ενέργεια. Και εμεί εδώ μεταφέρουμε ενέργεια. Τι μεταφέρουμε. Πληροφορίες. Και πληροφορία. Ταυτοχρόνω. Oh, να πάμε στο Σίγμα 42. Άσυμα, αγόραγγι μου σήμερα. Έχω σοβαρή εκπομπή, αγόρα μου σήμερα. Και δύσκολη. Λοιπόν, μου λένε εδώ οι φίλοι. Να πάμε στο βουνό. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> α, α, να πάρουμε και ένα πίνακα. Για να κάνουμε μάθημα ξέρεις Πλατωνική φιλοσοφία Πού να του πω τώρα ότι στην Πεντελή έχεις κάνει Στην πυραμίδα στο Άργος Και έχουν μετακινηθεί οι Άστα, Αυτά είναι για το μέλλον αγαπητοί φίλοι Και υπό άλλας, Συνθήκας Λοιπόν Να πάμε στην ερώτηση του Κώστα Τι ρώτησες, Κώστα? ρώτησε Κώστα Πε, Πες μου για να το πω εάν, ναι, Τι σε ε, ρώτησε ναι. ε, ε, ε, Εάν η λεξάρυθμη... Ναι των ονομάτων των πλανητών του ηλιακού μα συστήματο έχουν κάποια σχέση με τι θέσει αυτών. Και η απάντηση είναι ότι έχουν άμεση σχέση. Ναι. Και εδώ θα εξηγήσουμε για πρώτη φορά γιατί ε, στο όνομα ήλιο μπαίνει το άρθρο για να εξαφθεί ο αριθμό τη. Ο, ο ήλιο, α πούμε. Ε, ε, ναι, ναι. μέχρι το 2013. Ναι. Αυτό δεν μπορούσε να εξηγηθεί. Από το 2013 και μετά που κατάφερα να αποδείξω και μαθηματικό αλλά και γλωσσολογικό τι κάνει το άρθρο στα άναρθρα λεκτικά ναι. τα ενεργοποιεί, τα οπλίζει ναι. έτσι, αυτό κάνει και έχουμε δώσει και σε άλλες εκπομπές αποδείξεις για αυτό που λέμε τώρα Συμφωνώ. δηλαδή ο ήλιο είναι το μόνο το μόνο ε, σώμα από τα σώματα <συμφων> του ηλιακού μας συστήματος από τα αυράνια σώματα που παράγει τεράστια ποσά ενέργειας ναι. και στέλνει, πέμπει αυτή την ενέργεια σε όλα τα υπόλοιπα και όλοι αυτοί οι φίλοι, οι περισσότεροι όχι όλοι, οι περισσότεροι γιατί κάποιοι σίγουρα θα το γνωρίζουν, ναι. που μας ακούν αυτή τη στιγμή αγνοούν ότι το 98% της μάζας του ηλιακού μας συστήματος ναι. το κατέχει ο ήλιος το 98%, το 98 και, όλα τα υπόλοιπα, το και όλα τα υπόλοιπα το 2% Απίσης. και σκέψου πόσο τεράστιος είναι ο Κρόνος έτσι, ναι. και ο Δίας αυτοί οι δύο πλανήτες ναι. σε σχέση με εμά ναι, ναι, με ναι. τη Γέα. πάντα και παρόλα αυτά όλοι <χαι> οι δορυφόροι, οι πλανήτες οι αστεροειδοί, οι ζώνη των αστεροειδών τα πάντα είναι το 2% της μάζας, της μάζας του ηλιακού μας συστήματος. Για να δούμε τι μάζα εμπεριέχει ο ήλιος και τι τεράστια ενέργεια ναι, ναι. στέλνει κάθε δευτερόλεπτο. Ναι, που ναι. χωρί αυτόν είμαστε νεκροί. Ναι, για δεν υπάρχει ζωή. Γι' αυτό λοιπόν τοποθετείτε εκεί το άρθρο για να δείξει την πλήρη ενεργοποίησή του και έχουμε ο ήλιος που κάνει 388 ναι. 3 και 8 και 8, 19 1 και 9, 10, 1 και 0, 1 Άρα είναι το πρώτο, είναι, είναι η αρχή. Ερμής έχει 353. Το άθροισμα αυτών των τριών αριθμών είναι το n ναι. Και από εκεί, από τις δύο μονάδες, το 2 Το δεύτερο σώμα. Ναι. Αφροδίτη έχει 993. 9 και 9 και 3, 21. 2 και 1, 3. Το τρίτο σώμα. Ναι. Αυτοί οι δύο πλανήτες δεν έχουν δορυφόρους. Ναι. Εμείς έχουμε τη Σελήνη. Εμείς έχουμε, ναι. Εάν πάρουμε τον αριθμό του ονόματος Σελήνη... Και εδώ θα πούμε κάτι και για του αρχαίου παρτιάτε που ήθελα να το πω και πιο πριν, αλλά μου διέφυγε επομένω. <γέντως> με τη ροή θα τα <γέντως> θα... θυμάσαι, <γέντως> <γέντως> γιατί και εγώ τώρα θυμάμαι κάποια που θέλω να σου πω. Όχι, 301, έτσι. Και όλα αυτά τα λέω χωρί να τα διαβάζω. <γέντως> εννοείται. <γέντως> Μα μου λέει ο Κώστα, Πέσει ότι δεν έχει μπροστά του χαρτιά. Μα ποτέ δεν έχει χαρτιά. Το ξέρετε αυτό, όσοι δεν τον γνωρίζετε τουλάχιστον. Ποτέ ο Αργυρόπουλο δεν έχει χαρτιά μπροστά του για να εκφράζει έννοιε, α... αριθμού και φράσει. Ποτέ. Τουλάχιστον εγώ το ξέρω 20ο και δεν, δεν το έχω δει αυτό ποτέ. Εκτό αν είμαστε μαζεμένοι κάπου και είναι ο πίνακα μπροστά. Αυτό μελέτη, είναι άλλο και πράγμα. Άλλο, αυτό ναι, είναι άλλο πράγμα. Μελέτη, λοιπόν, ε, θα θυμίσω στου φίλου, θα το πούμε τώρα αυτό. Να πούμε τρία πράγματα εδώ, τώρα σε αυτή τη φάση. <coughs> το ένα είναι να πούμε την ανάλυση τη λέξη Θεό. Ναι, βεβαίω. Την οποία έχει κάνει. Την οποία έχει κάνει στο χαρδαβέλα, στο χωρί μοντάζ. Και είχε σταματήσει και, για διαφημίσεις Και του φύγε το μυαλό και λέει δεν αντιλαμβάνομαι τι λέτε Πάω διαφημίσεις 22, Γιατί 22, ήταν η προγραμματισμένη εκπομπή 22 Μαΐου 2004 22 Μαΐου 2004 Πριν κάνει τις πύλες Ακριβώς ναι, Όπου του είχε σηκωθεί η τρίχα στο κεφάλι Ήμουνα εγώ, εσύ, ο Τάκης ο Παπάς ο, ο, ο Πάλμος Ο Παλμος Ο παλμος ο ο, ναι, ο ο Ιων ο, ο Ποδότας, δεν θυμάμαι και και έχουμε κάτσει τώρα πέντε άτομα εκεί και πολυβολούμε κοστάκι. Και τελευταίο μιλάει αυτό και τον έχει δει, γιατί είναι σεμνό πολύ ο λευτέρι. Αυτό μπορώ να το πω. Και εντροπάλει, στο αν δεν του τόση το, στο λόγο δεν τον παίρνει. Ειδικά σε δημόσιο θέατρο, δηλαδή τηλεόραση. Πρόσεξε τώρα. Και περιμένει να περάσει κουβέντα, τι λέει ο ένα, τι λέει ο άλλο. Τάκ και λέει, κύριε Αργυρόπουλε, τι θα μας πει, τι λέει, φέρει και ένα πίνακα εδώ. Άμα μπούν να το βρουν οι φίλοι, θα το βρουν στον χωρίμοντάζ. Ε, τι ακριβώ θα μας δείξετε Και λέει θα σα δώσω την ετοιμολογία της λέξης Θεό. Θεός Την αποκλειδοποίηση σ... τη συμβολική Τη συμβολική ναι Την οποία την πούμε σε λίγο Από αυτά τα ανεστραμμένα έψιλον και ούτω καθεξής Του φύγαν τα μαλλιά Δεν είχε απάντηση για δεν είχε και την ορολογία Δεν, δεν, δεν ασφολιόταν και με το θέμα Όπως γουστάρουμε εμεί ξέρει να το ψάξει Και λέει συγγνώμη Πάω διαφημίσει. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> το ένα είναι αυτό που θα πεις τώρα, εσύ. Το άλλο είναι αυτό που. είναι οι πέντε λέξει τη δημιουργία τη ζωή: χυμό, στήση, άλυσο κλπ. Που γυναί είναι τεράστιε λέξει διαφορετικέ και, και έχουν τον ίδιο. λεξάριθμο. Να πάθει την πλάκα σου κωστάκι αυτό τώρα. Λοιπόν, πάμε από τη ψηλή δασία κλπ. Την κάθετη, την περισπομένη. Την κάθετη, την περισπομένη που φτιάχνουν το σύμβολο αυτό. Μπράβο. Λοιπόν, άκουσα αγαπητή φίλη, τώρα πάρτε στη ΛΟ. Εγώ βοηθάω πει το ξέρω με την έννοια πώς να το εκφράσει επειδή δεν έχουμε εικόνα. Πάρτε ένα λευκό χαρτί και ένα μολύβι θα πει για τη Δασία, την Ψηλή, την Κάθετη, την Οξία δηλαδή και την Περισπομένη δηλαδή που βγαίνει ο Σταυρός και τα ατύρωπα άμα ατύρωπα τα ενώσουμε είναι τα... τα δύο αντίρωπα Ε. Αυτό ατύρωπα. είναι το σχήμα που θα αναλύσει τώρα ο φίλο μα εδώ ο Λευτέρης. Λοιπόν ξεκινά. Εδώ, ναι, εδώ ε, δημιουργείται μία ισοψηφία. Πιο κοντά και λίγο δυνατά και αργά, για να, να γίνει κατανοητό και να μπορεί να σημειώνει. Δημιουργείται μία ισοψηφία η οποία μα λέει η αποκωδικοποίηση τη ελληνική σημαία. Ναι. Αυτό ισοψηφεί με τη φράση το σύμβολο τη ομάδα Ε. Μάλιστα. Το έχω σχηματικά αποδείξει αυτό, μέσα, μέσα από μετατροπέ σχηματικέ. Στο τέταρτο βιβλίο μου με τίτλο Ο Κώδικα των Πυθαγορίων Εκεί το αναλύω αυτό Και έχω και την ισοψηφία Με τον αριθμό 2.990 ναι. Και ε, ε, Εάν πάμε και Στην μπάλα του μπάσκετ έτσι, Μπράβο, έχει αυτό το σύμβολο η, η σφαίρα καλαθοσφαιρίσεως, ναι. έτσι, θα, θα δούμε ότι η ισοψηφία ε, Με τον αριθμό νομίζω 29.77 29, Κάπου εκεί είναι τέλο πάντων Που έχει σχέση με μια άλλη φράση Η οποία είναι οι φράσει, νομίζω, το σχήμα τη ε, ομάδα Ε ή το σύμβολο τη ομάδα Ε, κάποια από αυτέ τι δύο, ναι. που βγάζει τον ίδιο αριθμό. Αλλά αυτά τα παρουσιάζω όλα εκεί προ τι τελευταίε σελίδε ε, του βιβλίου μου, Κώδικα των Πιθαγωρίων. Ναι. Και βγάζουν ακριβώ τον ίδιο αριθμό και η μία φράση και η άλλη και στι δύο περιπτώσει. Δηλαδή, ναι. έχουμε δύο ζευγάρια ε, φράσεων που έχουν τον ίδιο αριθμό, αλλά διαφορετικού αριθμού το κάθε ζεύγο. Αλλά όμω. Υπάρχει τέτοια συμβατότητα νοηματική και ε, συμβολική η οποία είναι καταπληκτική. Είναι καταπληκτική όντως. Αλλά δεν ολοκληρώσαμε τα θέματα των πλανητών. Να τα ολοκληρώσουμε λίγο <συσοφίλια> εδώ. Ναι. Αφού, σου πω, στις... αφού σου πω ότι σε ορο... ορολογιακό χρόνο μας ακούνε από τον Ειρηνικό μέχρι την Αυστραλία που η μεταξύ τους απόσταση ορολογιακά είναι 20 ώρες. Μάλιστα. Για να καταλάβει αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Λοιπόν, συνέχισε. Ε, το όνομα Σελήνη έχει τον αριθμό 301. Προσθέτοντας το 3, το 0 και το 1 θα πάρουμε το 4. Ε, γιατί αφού φύγαμε από τον Ήλιο, τον Ερμή και την Αφροδίτη αυτά τα τρία σώματα, φτάνουμε στο τέταρτο που είναι ο πλανήτη μας. Ναι. Το γ και το α που είναι ο δωρικός τύπος της λέξης Γ, που είναι γα, το γα, έχει το 3 το γ και το α το 1 και καταλήγει κατευθείαν στο 4. Ναι. Δεν έχει προπιθυμενικό. Εξηγώντα γιατί ο πλανήτη μα έχει ζωή. Έχουμε εξηγήσει ακόμη και αυτό. Για πε το. Έτσι. Το Γ και το άλφα δεν μα δίνουν κάποιο προπυθμενικό, μα δίνουν πυθμενικό, μα δίνουν μονοψήφιο κατευθείαν. Το τέσσερα. Να. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και στο όνομα Άρη. Το Ι και το Α μετά που πάει και γίνεται Γέα, yeah, έχει εκεί έχει, έχει κάτι άλλο πολύ σημαντικό και καλά έκανα και το σε αυτό το θέμα. Εάν σχηματίσουμε τη φράση ΥΓέα. Yeah, με, με το άρθρο μαζί. Γιατί, <laughs> γιατί έχουμε την ενεργοποιημένη Γέα και θα πούμε γιατί. Πώς είναι ενεργοποιημένη. Δεν πώς πώς... μου λες πάνω σε αυτό. Γιατί Υιέα... εσύ δεν βάζεις άρθρο, λες, θα εξηγήσω... οπλίζω τη λέξη. Θα το εξηγήσω. Αυτό θέλω θα... να θα το εξηγήσω με τρία παραδείγματα mm. πολύ σημαντικά. Παρακαλώ. Αλλά πριν τα εξηγήσω αυτά θα πω ότι η φράση η έχει τον αριθμό 23. Το Ήτα είναι 8 και το γέα είναι 15. Ναι. 15 και 8 μα κάνει 23. Το 23 είναι πρώτος αριθμός. Γιατί είναι πρώτος. Γιατί διαιρείται μόνο με τη μονάδα και με τον εαυτό του. Με κανέναν άλλον. Όσοι αριθμοί διαιρούνται μόνο με τη μονάδα και με τον εαυτό του, είναι πρώτοι, εκτό από τη μονάδα. Δεν είναι η μονάδα πρώτο αριθμό. Γιατί εάν δεχτούμε ότι η μονάδα ήταν πρώτο αριθμό, είναι πρώτο αριθμό, αν έλεγαμε αυτό, τότε θα είχαμε πρόβλημα, αντίφαση με το θεμελιώδε θεώρημα τη αριθμητική, το οποίο μα λέει ότι κάθε φυσικό αριθμό παραγοντοποιείται, δηλαδή αναλύεται σε γινόμονο πρώτων παραγόντων κατά μοναδικών τρόπων. Ναι. Εάν η μονάδα ήταν και αυτή πρώτο, τότε η παραγοντοποίηση κάθε φυσικού αριθμού θα γινόταν με απείρους τρόπους. Επειδή όμως αυτό δεν συμβαίνει και γίνεται με μοναδικό τρόπο, η μονάς δεν είναι πρώτος αριθμός. Και αυτό πρέπει να το γνωρίσουν όλοι οι μαθηματικοί. Το γιατί. Το έχω γράψει και στο qora.com, ναι. όπου έχω λύσει 496 προβλήματα και αυτή τη στιγμή έχω 227.000 θεάσεις, ναι. αναγνώσει Απίστευτο. Και εκεί εξετάζω και λεπτομερώς αποδεικνύω προβλήματα και μάλιστα μερικά τα λύνω και με πέντε τρόπους. Ναι. Έτσι. Με τρει τρόπου, με δύο τρόπου και δύσκολα προβλήματα θεωρία αριθμών. Ναι. Γιατί η ειδικότητά μου στα μαθηματικά είναι η θεωρία αριθμών κυρίω. Ναι. Έτσι. Να θυμίσουμε εδώ στου φίλου: πρέπει να τα λέμε αυτά, καταγράφονται γιατί όταν θα παίζουμε επαναλήψει σε πέντε χρόνια και από αύριο που λέω λόγο, όπω βάζουμε παλιέ από το κανάλι 1, είναι μια ιστορία πραγμάτων. Ότι εσύ έχει το παγκόσμιο ρεκόρ στι αποδείξει σε... του πιθαγωρίου θεωρήματο. Ναι, 500, ενώ η δεύτερη. Θα... πόσε φορέ. Ε, η... Υπήρχε ένα βιβλίο το οποίο, κάπου υπάρχει ακόμα, το βιβλίο αυτό που έχει συγκεντρώσει ναι. ε, 370 αποδείξει από διαφόρους μαθηματικού. Οι οποίοι είχε πει ήταν μια ομάδα Ιαπωνέζων, Όχι, όχι μόνο. Ε, ήταν ομαδική α... εργασία, τέλο ε... πάντων. Διάφοροι μαθηματικοί. Ακόμη και ο Αρχιμίδη, ακόμη και ο Λεωνάρντο Νταβίντσι, ναι, ακόμη, ναι. Και ο Ευκλίδης, ναι. ε, ακόμη και ο Ευκλήδη. Ακόμη και ο πρόεδρο Γκάρφιλ των ΗΠΑ. Ναι. Ε, και πολλοί άλλοι. Ναι. Έτσι. Και γνωστοί διάσημοι άνθρωποι οι οποίοι ασχολήθηκαν με τη γεωμετρία και βρήκαν κάποιε αποδείξει. Όλοι αυτοί μαζί. Ναι. Ε, είχαν αποδείξει το πυθαγόριο θεώρημα με 370 διαφορετικούς τρόπους. τρόπους. Εσύ έχεις αποδείξει μου, το 1986 86. και την τελείωσα το 1997 11 χρόνια μετά περίπου Ναι. και συνολικά απέδειξε το θεώρημα με 520 διαφορετικούς τρόπους. Δηλαδή περίπου 200 επιπλέον. 100 περίπου 170, 150, 150 ναι. επιπλέον. Ναι. Λοιπόν, για καταλάβουμε τώρα πριν Πότε βγουν τα βιβλία του. Υπάρχουν τα βιβλία του, θα ανέβουν στο μπάνερ και να υποστηρίζετε του ερευνητέ και να στείλετε σε η mail και θα τα παραλάβετε. Είναι άλλο στάδιο συζήτηση τώρα. Α πούμε και τη λέει το Πιθαγόριο Θεώρημα. Ναι, ναι, αυτό. Λέει ότι το Πιθαγόριο Θεώρημα βεβαίω εφαρμόζεται μόνο σε ορθογόνια τρίγωνα του επίπεδου. Ορθογόνιο τρίγωνο είναι ένα τρίγωνο που έχει μία γωνία ίση με 90 μοίρε. Δεν μπορεί ένα τρίγωνο να έχει δύο γωνίε ίσε με 90 μοίρε, διότι ξέρουμε ότι το άθροισμα και των τριών γονιών Ενό τριγώνου πάνω στο επίπεδο είναι 180 μοίρες. Να. Άρα, αν έχει δύο γωνίε, την κάθε μία 90, δεν θα έχει την τρίτη. Η τρίτη θα είναι 0. Άρα δεν θα είναι τρίγωνο. Επομένω, ένα τρίγωνο του επίπεδου υποχρεωτικά έχει μόνο μία γωνία 90 μοιρών και το τετράγωνο τη υποτινούση ενό ορθογωνίου τριγώνου ισούται με το άθροισμα των τετραγώνων των δύο καθέτων πλευρών. Δηλαδή, αν πάρουμε την υποτινούσα ενό ορθογωνίου τριγώνου, ποια είναι η για να μην μιλάμε και δεν εννοούν, είναι η απέναντι πλευρά από την ορθή γωνία. Που είναι η μεγαλύτερη πλευρά σε μήκο ενό ορθογωνίου τριγώνου του επίπεδου. Αν σχεδιάσουμε το τετράγωνο με, με βάση την πλευρά, την υποτείνουσα δηλαδή, ναι. το εμβάδον αυτού του τετραγώνου έχει, είναι ίσον με το εμβάδον των τετραγώνων που κατασκευάζονται με τι δύο κάθετε πλευρέ. Αυτά τα δύο δηλαδή η τετράγωνα, ναι. η μικρή κάθετη και η μεγάλη κάθετη, εκτό αν είναι ισοσκελέστο ορθογενείο τρίγωνο, που τότε έχει γωνίε 45, 45 και 90, όπου έχουμε δύο ίσα εκεί τετράγωνα. Των καθέτων και το μεγαλύτερο βεβαίω τη υποτινούση. Ναι. Αυτή είναι μια ειδική περίπτωση όμω του πιθαγωρίου θεωρήματο, αλλά όταν θέλουμε εμεί να αποδείξουμε το πιθαγωρίο θεώρημα, πρέπει να το αποδείξουμε για οποιοδήποτε ορθογώνιο τρίγωνο του επίπεδου και όχι μόνο για το ισοσκελέστο ορθογώνιο τρίγωνο του επίπεδου. Κατάλαβα. Πρέπει να είμαστε απολύτω ακριβεί όταν μιλάμε για μαθηματικά, γιατί τα μαθηματικά είναι η επιστήμη των επιστήμων. Και ένα φιλοσοφικόν ρητό που έχω συνθέσει εδώ και παραπάνω από 20 χρόνια είναι το εξή, ότι εάν το κτίριο είναι η επιστήμη. Mm -hmm. Τα θεμέλια του κτηρίου είναι τα μαθηματικά Και κολλάει με αυτή την ερώτηση που έχει θέσει ο Τάσος και λέει Πιστεύεις ότι είναι το θεώρημα αυτό δηλαδή Και έχει πάρει το όνομα ότι είναι του Πυθαγόρα Ή είναι κανένας αλλνού Και έγινε γνωστό από τον Πυθαγόρα Συμπληρώνω εγώ Βγαίνουν διάφορα και κυκλοφορούν Ναι και Γιατί να μπορούσανε... το Σύμπαν ξέρει στο σχολείο Το Πυθαγόριο πάνε... θεώρημα, άρα ο Πυθαγόρας Πάνε να, να υποστηρίξουν να διαστρεβλώσουν την πραγματικότητα. Να. Είναι πασιφανές και πασίγνωστον ότι, ότι οι καλύτεροι γεωμέτρε όλων των εποχών ήταν οι αρχαίοι Έλληνε. Και ο θεμελιωτή τη γεωμετρία δεν είναι ο Ευκλήδη, προσέξτε, είναι ο Θαλή ναι. ο Μιλήσιο. Ο οποίο ήτο ει ένας δηλαδή εκ των πέντε διδασκάλων του Πυθαγόρου. Ο Α... Πιθαγόρα ευτύχησε να έχει διδάσκαλο των Θαλήνων των Μιλήσεων. Σκέψτε τώρα γιατί μιλάμε. Και είχε άλλου τέσσερι. Έτσι. Ο άλλη λύση είναι ο θεμελιωτή τη γεωμετρίας που είναι η επίπεδρομετρία, η γεωμετρία του επίπεδου. Ναι. Δεν είναι δυνατόν να έχει ένα διδάσκαλο που θεμελίωσε τη γεωμετρία και να μην μπορεί να βρει το θεώρημα αυτό που βρήκε ο Πυθαγόρας. Ναι. Και μάλιστα έκανα και εκατόμβη όταν το βρήκε. Ναι. Βεβαίω, πολλοί άλλοι απέδειξαν το Πιθαγόριο θεώρημα μετά τον Πυθαγόρα, αλλά αυτοί επειδή βρήκαν κάποιε πινακίδε των που την ονόμασαν πινακίδα του Πλύμπτων, ναι. για πινακίδα που την έχουμε στο, σε κάποιο Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο, νομίζω στο Yale. Επειδή βρήκαν ότι είχε, αποκωδικοποίησαν και διαβάσανε ορθώ, διαβάσανε ότι είχε κάποιε πιθαγόριε τριάδε επάνω εκεί, άρχισαν να λένε άλλα ότι το είχαν βρει πριν και ο Πιθαγόρα και το έτσι κι αλλιώ, αυτά που ρωτάει ο φίλο. Ναι. Αλλά, α, αλλά <coughs> δεν υπάρχει επιστημονική απόδειξη ότι οι Βαβυλώνιοι ήξεραν το πιθαγόριο θεώρημα, ούτε ότι ήξεραν τον τύπο των πιθαγόριων τριάδων. Δηλαδή, ναι, οι πιθαγωρίε μου... τριάζε είναι. Η πρώτη πιθαγωρία τριάζε είναι το 3-4-5. Γιατί τρία στο τετράγωνο και τέσσερα στο τετράγωνο μα κάνει πέντε στο τετράγωνο. Γιατί τρία στο τετράγωνο είναι το 9, 3x3. Τέσσερα στο τετράγωνο είναι 4 επί 4x4, 16. 9 και 16 μα κάνει 25. Το πέντε στο τετράγωνο δεν μα κανει 5 πέντε x5, που μα κάνει 25, βεβαίω. Η λέγεται μια τριάς φυσικών αριθμών θετικών ακεραίων, γιατί τα μήκη ενό εν, εν, τριγών, των τρι, των τριγώνου δεν μπορεί να έχουν αρνητικέ τιμέ. Δεν υπάρχει δηλαδή μήκο πλευρά τριγώνου που να έχει αρνητικό μήκο, να είναι αρνητική. Το μέτρο, το μήκο δεν γίνεται. Ναι. Επομένω είναι θετικέ τιμέ. Ναι. Ούτε μηδέν μπορεί να είναι. Γιατί ναι. είναι σημείο, δεν είναι με τα πλευρά. Άρα μιλάμε για θετικού αριθμού. Είναι λοιπόν οι θετικοί ακέραιοι αριθμοί που, είναι μήκοι, που αντιστοιχούν με τα μήκη πλευρών ενό ορθογωνίου τριγώνου. Και ναι. η μικρότερη τριάδα στην ελληνική που αντιστοιχεί σε ορθογόνιο τριγώνων είναι 3, 4 και 5. Εξηγήσαμε γιατί. Μετά έχουμε την τριάδα 5, 12, 13. Μετά έχουμε 7, 24, 25. Και ο μαθηματικό τύπο που δίνει αυτέ τι τριάδε είναι για το χ, γιατί έχουμε χ στο τετράγωνο και ψ στο τετράγωνο, ίσον με ζ στο τετράγωνο. Το χ είναι α τετράγωνο, β τετράγωνο. Το ψ είναι 2α Και το ζ είναι α τετράγωνο και τετράγωνο. Όπου οι αριθμοί α και β είναι πρώτοι μεταξύ του, που σημαίνει ότι ο μέγιστο κοινός διαιρέτης των αριθμών α και β είναι η μονά. Για παράδειγμα, αν έχουμε τον αριθμό 5 και το 7, ο μέγιστο κοινό διαιρέτη αυτών των δύο αριθμών είναι η μονάδα. Ναι. Είναι η μονάς. Μάλιστα. Και επίση υποχρεωτικά το Α πρέπει να είναι μεγαλύτερο από το Β και το Α και το Β να μην είναι και οι δύο αριθμοί άρτη ούτε περιττή. Απαγορεύεται να είναι και οι δύο άρτη ή και οι δύο περίτη. Πρέπει ο ένα να είναι άρτιο και ο άλλο να είναι περίτη. Ο Α να είναι μεγαλύτερος του Β και ο μέγιστος κοινό διαιρέτη των Α Β να είναι η μονάδα. Υποχρεωτικά. Τότε ισχύουν αυτοί οι τύποι και μας δίνουν primitive πυθαγόριαν τρίπλες, δηλαδή πρωταρχικές πυθαγόριες τριάδες, οι οποίες έχουν την, ικα... την ιδιότητα ότι το χίκομα είναι ένα, το ψίκομα ήταν ένα και το χίκομα ένα, ένα. Δηλαδή, δηλαδή ο απλοπήσε, στις δηλαδή, των, δευγών, το. των αριθμών αυτών δεν Άρα όλα καταλήγουν στο ένα, να το πούμε έτσι με μία Δεν υπάρχει απόδειξη ότι οι Βαβυλώνιοι ήξεραν αυτά τα πράγματα. Ναι. Ενώ υπάρχει απόδειξη ότι και ο Πλάτων και η Πιθανότητα. Ότι οι, οι Έλληνε τα γνωρίζανε. Η ε, άλλη απόδειξη είναι ότι. Οι Όλοι οι άλλοι... άλλοι τα ξέρανε, είναι το σύγχρονο μάρκετινγκ και δεν πού είναι τα ξέρανε οι Έλληνε. Δεν υπάρχουν απόδειξη ότι οι Βαβυλώνιοι ήξεραν αυτό το πράγμα. Δεν μπορούν ναι. να το πούνε. Βρήκανε Μπορεί να στο πει ο Γαμπρόγκα. Τα αποκοδηικοποιήσανε σωστά, τα αλλά δεν έχουν βρει απόδειξη ότι οι Βαβυλώνιοι ήξεραν των μαθηματικών τύπων των Πιθαγωγών. Εγώ πιστεύω δεν ότι. Δεν σε... πηγαίνουν και λένε ότι θέλουν. Είναι. Εγώ, Ελευθέρη, πιστεύω ότι σε λάθο. Δεν ξέρω μάθημα. Λάθο είσαι ο μάθημα. Ήσαι Το Έτσι. μάθημα γίνεται μάθημα, λέει. Έτσι. Λοιπόν, θεωρώ ότι σε λάθο γιατί ο πρωθυπουργό τη χώρα, όταν θέλει να πει ότι κάνουμε ένα ημικύκλιο, άρα από το πάνω μέρο πάμε στο κάτω, δεν λέει 180 Λέει 360. Μπορεί να πει τι μαθηματικό τύπο είναι αυτό. Αυτό είναι, είναι. ο τύπο τη ακινησίας ακριβώς, ακριβώς, Άρα ακριβώς. το παιδί είναι ακινητό, είναι και ακατοίκητο και μιλάει συνεχώ. Αυτό αναλύεται επιστημονικός όχι. Ε. Η μεγαλύτερη μεταβολή ε, μια κατευθύνσεω που μπορούμε να έχουμε είναι 180 μοιρών. Ναι, αυτό Εάν λέμε. για 360, τότε πηγαίνουμε στο ίδιο σημείο. Ναι, αλλά Έχει... το οποίο ο πρωθυπουργό σου λέει ισχύει. Αφού το ε, προθυπουργό. Αν το λέει κάποιο. Και, και το, λέει, επειδή, το λέει, επειδή το 360 νομίζει δηλαδή. Ότι είναι, είναι. Ναι. Επειδή βεβαίω το 360 σαν αριθμό είναι μεγαλύτερο από το 180, δεν σημαίνει ότι η μεταβολή τη θέση είναι μεγαλύτερη. Δεν κατάλαβε ότι είναι ακίνητο. Ναι, ακριβώ. Επανέρχεται στο ίδιο σημείο. <χ> αλλά, <χ> αλλά, <χ> αλλά η λέξει ακίνητο. πρόσεξε. η λέξει ακίνητο ισοψηφίζει με τη λέξη ικανότης Ναι. Και ανίκητο. Ναι, έτσι. Είδες. Δεν πρόλαβε. Με έχω μάθει να σκέπτω με από σένα. Λοιπόν, yeah. πάρτε τώρα ε, ε, ε, μία κολλαχαρτία από τη φίλη. Είναι ε, πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Εμένα μου αρέσει γιατί έχει τρομερή ανάλυση. Ε, και είναι ο αριθμό που βγαίνει από τις λέξεις αυτές. Bravo. Το 659 που είναι ο αριθμό από τη φράση «Η επιστήμη». Θα το πεις τώρα, yeah. περίμενε. Λοιπόν, πάρτε ένα χαρτί και ένα στυλό. Θα πεις τις λέξεις ή τη φράση, γιατί μερικές είναι ολόκληρη φράση. Αργά να ανταγράψουν για να καταλάβουν τη συνειρμό... Όλων αυτών των λέξεων που είναι άσχετε μεταξύ του ότι έχουν τον ίδιο αριθμό και την έννοια τη γενέσεως τη ζωή, θα το πούμε. Αλλά θέλω να πω λίγο κάτι για του αρχαίου παρτιάτε: ε, Οι αρχαίου παρτιάτε είχαν το επίλεκτο σώμα των 300. Ναι. Στην πραγματικότητα δεν ήταν 300, ήσαν 300 και ένα, γιατί ο επικεφαλή αυτών δεν μετριόταν στη σειρά. Δεν ε, ε, μετρείται του 300. Ναι. Άρα ναι, 300, ναι. Και αρχηγός. Ναι. 300 και ο αρχηγό. Ακριβώ. 300 και ένα, 301 δηλαδή. Ναι. Είναι τυχαίο το γεγονός ότι ο ρυθμός της λέξεως «σελήνη» είναι 301, καθόλου. Το γνώριζαν πολύ καλά όλοι τους. Αποδείξεις το αρχαιολογικό μουσείο της Σπάρτης, που είπαμε για το Β' Ψ που είναι 2730. Δεν λέμε παραμύθια, ούτε έχουμε φαντασιώσεις, ούτε ικασίες. Εννοείται, παιδί μου. Λοιπόν, επομένως, επειδή θεωρούσαν πολύ σημαντικέ τις φάσεις της Σελήνη οι αρχαίοι Σπαρτιάτες και απόδειξεις είναι η αναφορά που κάνει ο Ηρόδοτος για... Τη μεγάλη διαδρομή που έκανε ο Φιδιπίδη για αυτόν τον άνθρωπο που έκανε να πάει από την Αθήνα στη Σπάθη να ζητήσει βοήθεια. Για, για τη μάχη. Τη, τη, μάχη του μαραθώνος που ερχόντουσαν οι Πέρσες, οι 18.000 Πέρσες Ναι. Και ενώ οι Αθηναίοι ήσαν μόνο 2.000. Δηλαδή ναι. ένα Αθηναίο είχε να αντιμετωπίσει 9 Πέρσες Ναι, ναι. Η απάντηση δεν ήταν αρνητική από του Σπαρτιάτε, αλλά είπαν στο Φιδιπίδη να μεταφέρει στου Αθηναίους το εξή μήνυμα. Ότι βεβαίω και θα στείλουμε βοήθεια και μεγάλη βοήθεια, αλλά αμέσω μόλι μα το επιτρέψουν οι φάσει τη Σελήνη για αυτό το επίλεκτον σώμα είχε 301 ναι. διότι είναι ο αριθμός της λέξεως σελήνη. Και η άλλη αποκάλυψη που θα κάνουμε σήμερα είναι ότι αυτό που έλεγαν η-ταν -η επι που βγάζει τον αριθμό 963 Και είναι και ο, ο δωρικός τύπος του α με η ψηφί Πολύ σωστά και ισοψηφή με, με τη λέξη Ανάστασης ναι. ε, Το είναι... ήταν η ή επί-τας με τη λέξη Ανάστασης Ακριβώς, 963. Και κοντά, αυτό... κοντά, αλευθέρι, ναι, να 1963 Αυτό από ω εξή. Ή Σελήνη, γιατί το «ταν» είναι ίσον με το σελήνη, δηλαδή η ναι, ναι, αιτιατική. Ή «επί Σελίνης ναι. Και βγάζει πάλι το 963. Αυτές είναι δεν κωδικοποίησεις. Δεν το μόνο αυτό που εννοούσαν από τη μετάφραση του αρχαίου ελληνικού αυτού ρητού. Την, αλλά μετάς... εννοείται και το τι μας λέει η Σελίνη η οποία του έλεγε τι, δηλαδή γιατί είχαν τόσο δέσιμο με Όταν αυτό το οι κώδικα. Οι εκδράσει τη Ελλάδα έγιναν τέτοιε ώστε να επιτρέπεται από τον νόμο των Σπαρτιάτων να εκστρατεύσουν εκτό της Σπάρτης, Εκτό ναι, να το πούμε αφιλώς, έτσι. Αμέσω έστειλαν επιλεκτή δύναμη στην, στο, στην περιοχή του Μαραθώνος, αφού βεβαίω είχε λήξει η μάχη τότε. Εννοείται. Και θα πούμε εδώ κάτι πάρα πολύ σημαντικό σήμερα για πρώτη φορά. Με πλήρη οπλισμό και αναφέρει ο ηρεόδοτο ότι έφτασαν σε 3-24 ώρα με πλήρη οπλισμό εκεί. Σε τρία εικοσιτετρά ώρα. Μιλάμε για μία απόσταση. 250, 250 ναι, 250, 250. 360, 270 χιλιόμετρων. Ναι, 250-270 χιλιόμετρων. Και έτσι. με τι, με το αυτοκίνητο. Με για έλα μέσα από τα βουνά. Και χωρί να έχουν Nike ή ASX ή οτιδήποτε άλλα Έτσι που έχουν ε, ε, ναι, είχαν... υπερτεχνολογίες GPS είχανε Με χαθούνε <laughs> <laughs> ναι. Τρεις μέρες ε. Εδώ όμως θα πούμε το εξής ή ασίξη ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι που έχουν Ναι, δεν Τρει ε. Εδώ όμω θα πούμε το εξή. Η μάχη του θα είχε χαθεί. Θα είχε χαθεί. Με τραγικά αποτελέσματα για την αλλαγή της ιστορίας Δεν θα υπήρχε η χώρα μας τώρα να. Ούτε θα, συ, θα συνεχίζεται ο ελληνικός πολιτισμός Η Ευρώπη δεν θα υπήρχε Η Ευρώπη δεν θα υπήρχε, ακριβώς Κάποιοι λοιπόν που ήθελαν να αλλάξει αυτό Και να συνεχιστεί ο ελληνικός πολιτισμός Και κάποια άλλα πολύ σημαντικά θέματα που συνεχίστηκαν Έστειλαν κάποιο μυστηριώδη άγνωστο Στον οποίο οι Αθηναίοι έδωσαν το όνομα Εχετλέος Λέγε. Έτσι. Δεν ονομάζονταν αυτό Εχετελέο, δεν είχε κάποια ταμπέλα να λέει ότι εγώ είμαι Εχετελέο, ούτε είχε αυτό το όνομα. Ναι. Τον ονόμασαν έτσι από τι ιδιότητε, από τα χαρακτηριστικά του τρόπου με τον οποίο πολεμούσε τον εχθρό. Και του όπλου το οποίο έφερε. Ακριβώ. Ακριβώς. Μάλιστα αναφέρεται από τον Παυσανία. Έχουμε πηγές δηλαδή, δεν λέμε εμεί ότι. Ναι, ναι, ναι, ναι. Ότι ο Επίζυλο, ο ιό του Κουφαγόρου, όχι του Πυθαγόρου, του Κουφαγόρου, ο Κουφαγόρα του Κουφαγόρου, ο Πυθαγόρα του Πιθαγόρου, έτσι είναι κλήσει. Τυφλώθηκε όταν στο πεδίο τη μάχη είχε περικυκλωθεί από πέρσι και σε λίγο θα τον σκότωναν. Ήταν ένα από του πιο δυνατούς πολεμιστέ των Αθηναίων. Ναι. Όταν είδε μία, όπω ο ίδιο περιέγραψε αργότερα, μία εκτυφλωτική λάμψη φωτό. Ναι. Τεράστια. Ε, μία σημαίνει... δέσμη λέγεσαι, να λέγαμε. Για να είναι κατανοητό. Θα μπορούσε να είναι λέιζερ. Α πούμε. Θα μπορούσε να είναι φωτοδέσμη πλάσματος. Μπράβο. Θα μπορούσε να είναι κάτι από τα δύο αυτά έτσι. Ε, γιατί το φω έχει πίεση ακτινοβολία. Ναι. Αν ανοίξουν βιβλία φυσικής κάποιοι θα δουν ότι το φω έχει πίεση ακτινοβολία. Ναι. Όσο πιο μεγάλη πίεση ακτινοβολία έχει, ναι. τόσο πιο μεγάλη φωτεινότητα έχει ναι. και τόσο πιο μεγάλη καταστροφική δύναμη έχει. Γι' αυτό υπάρχει και η ισοψηφία φω ίσον καταστροφή, ίσον 1500. Φω ίσον καταστροφή. καταστροφή ίσον 1500. Εννοείς το ενεργειακό φω, όχι το φω τη γνώση. Φυσικά. φυσικά. Αλλά και το φω τη γνώση, αν πέσει σε ανθρώπου, μπορεί να του καταστρέψει. Σωστό. Γι' αυτό ο Πιθαγόρας είπε, ου τα πάντα. Τη πάση. Δεν λέγονται όλα σε όλου. Είπε και το άλλο. Θα ναι, είναι άπαση. Είναι γραφτό σε όλου να πεθάνουν. Ναι. Πρόσεξε, εμεί λέμε. Είναι γραφτό σε όλου να πεθάνουν. Έξι ναι. λέξει. Έχει μουσικότητα αυτό. Όχι. Λογικά όχι. Θα ναι, είναι άπαση. <συσίλυνο> σαφέστατο <συσίλυνο> και μουσικό κιόλα. <γελτάς. συσίλυνο> και μαθηματικό. Ναι. Και τα τρία. Λοιπόν, έχει μια σχέση με ένα χέτλεο. Τεράστια η υπεροχή τη αρχαία ελληνική γλώσσα. Σωστό. Έχει Μα γι' αυτό εκεί. και βάλετε και προσβάλλετε. Λοιπόν, ε, ολοκλήρωση του εχετλέον... λοιπόν, έχει, ε, έχει τον αριθμό, χωρί το άρθρο, το όνομα του έχει τον αριθμό 1221. Ναι. Εδώ θα πούμε το εξή τώρα. Τα θύματα των Αθηναίων, δηλαδή οι απώλειε των Αθηναίων, πόσε ήταν, ακριβώ 192. 192, σωστό. Στον τύμβο του Μαραθόνο ετάφησαν 192 Αθηναίοι. Μάλιστα. Εάν γράψουμε τη φράση «Μάχη μαραθώνος», το αποτέλεσμα που θα εξαχθεί είναι ο αριθμός 1920. Ποια είναι τα τρία πρώτα ψηφία του αριθμού 1920. 192. Το 192. Ναι. Τυχαίων. Όχι βέβαια. Και πάμε τώρα να δούμε πόσα ήταν τα θύματα των Περσών. Ναι. 6.400 αναφέρεται ότι ήσαν. Ναι. Τα περισσότερα από αυτά τα έκαψε ο Έχετλέος. Ναι. Γι' αυτό αν πάρουμε τη λέξη καυστικό. Θα προκύψει πάλι ο αριθμό 1221 και θα έχουμε την καταπληκτική ισοψηφία Εχετλέος, ίσον καυστικό, ίσον 1221 ακριβώ. Που και μέσα έχει μπορούμε... το 192. Το 192 το έχει οι φράσεις Μάχη Μαραθώνος. Μάχη -μαραθώνος. Το όνομα Εχετλέος έχει το 1 και το 2 μόνο. 1221 ναι. και είναι καρκινικός ή παλινδρομικό αριθμός. Και θα επανέλθουμε σε αυτό και θα αποδείξουμε ότι η γλώσσα μας γνωρίζει τι είναι ο παλινδρομικό αριθμό. Πε το τώρα, α μην χαθούμε. Εάν πάρουμε τον αριθμό 1001, τι αριθμό είναι αυτό, Δεν είναι παλινδρομικό. Είναι. Γιατί και από δεξιά προ τα αριστερά και από τα αριστερά προ τα δεξιά διαβάζεται, διαβάζεται το ίδιο ακριβώ. Το με ναι. τον ίδιο ακριβώ τρόπο. Εάν γράψουμε τη φράση Υ. η παλινδρομικότη, θα πάρουμε τον αριθμό 1001. Ναι. Εάν γράψουμε τη φράση ο καρκινικό αριθμό, θα πάρουμε πάλι τον αριθμό 1000. Γιατί λέγεται καρκινικό, Διότι έχουμε την κίνηση που κάνει. Ο Κάβρας μπρος και πίσω. Α, μπρος πίσω. Καρκίνο, καρκίνος, Άρα καρκίνος. είναι σαν παλληδρόμηση. Ακριβώς, αυτό που είπες πριν. Ναι. Όλα δηλαδή τα ονόματα δεν έχουν δοθεί τυχαία. Γι' αυτό ο Πλάτωμς στον κρατήλων αναφέρει ότι οι μίστες οι οποίοι τους ονομάζει ονοματοθέτες ή ονοματουργεί ή ναι. η ονοματουργοί δηλαδή ή οι ονοματοθέτε δεν είναι τυχαία πρόσωπα. Αλλά και είναι δεν, είναι, λέει, δεν είναι λέει οι άνθρωποι. Έχουν τεράστιε γνώσει και αποδίδουν τα ονόματα των όντων όπω αυτά πρέπει να αποδίδονται σύμφωνα ναι. με τι ιδιότητε και τα χαρακτηριστικά των όντων. Είτε είναι ορατά, είτε είναι, αόρατα. Αόρατα, είτε είναι υλικά, είτε είναι πνευματικά. Ναι. Αυτό το κομμάτι το έχω διαβάσει, το κρατήσει γιατί συνδέεται με πολλά άλλα. Γι' αυτό λοιπόν, Ου... εφόσον τα όντα δεν ονομάζονται με τυχαίο τρόπο, σημαίνει ότι η υπερτάτη τεχνολογία είναι η λογοτεχνία, δηλαδή η δημιουργία τη ελληνική γλώσσα. Ναι. Πάνω στην οποία βασίζονται οι υπόλοιπε γλώσσε. Και αν τους αφαιρέσουμε τις λέξεις που έχουν Πάβουν να υπάρχουν Ο Γιωργανάς έλεγε και ο Τάκης Ότι είναι ε... όλες οι άλλες γλώσσες Με βάση ελληνική εννοείται Και εκτός ελληνικής που έχει δομή Μαθηματικά και όλα αυτά Ότι είναι διάλεκτοι παρεφθαρμένη. Πολύ σωστά εγώ, Δηλαδή αυτά που λες τώρα Σε πιο φιλοσοφικό επίπεδο το τυπο, Τα άκουγα από τη, τη εγώ, δεύτερη πενταετία Του 80 Και μετά του έχω ακούσει και εγώ να το λένε αυτό. Ναι, το ξέρω. Αυτό είναι. Λοιπόν, αρχή σοφία των ομάτων επίσκεψη. Σωστό. Α, αυτό είναι και... καταπληκτικό. Αυτό το είπε ο αντισθένη ο Αθηναίος Ναι. Αρχή σοφίας ονομάτων επίσκεψη. Ναι. Εάν όμω υπολογίσουμε τον αριθμό του ονόματο αντισθένη, τι θα προκύψει, θα προκύψει κάτι καταπληκτικό. Εάν σχηματίσουμε τη φράση τα ονόματα, ναι. θα προκύψει ο αριθμό 833. <χε> τον ίδιο όμω αριθμό ακριβώ έχει και το όνομα αντισθένη. Ναι. Και δεν ομίλησε και είπε αρχικά ονόματα επίσκεψη. Ναι, ναι. Πόσο τυχαίο είναι ο λόγο να γνωρίζει την ισοψηφία αντισθένη ίσων τα ονόματα. Γιατί όμω τα ονόματα έχουν το άρθρο. Διότι μετά την επίσκεψη αυτών τα ενεργοποιούμε, τα ψάχνουμε. Ναι, μπαίνουμε βάθο. Ε, ε, ε, ε, γι' αυτό εξηγούμε. Ακριβώ εξηγούμε γιατί υπάρχει το άρθρο εκεί. Και πρέπει οφείλουμε να πούμε γιατί ενεργοποιούνται τα λεκτικά, τα άνάρθρα με την προσθήκη του άρθρου του. Διότι εάν πάρουμε τη φράση Ο Μέγα Αλέξανδρο. Θα ισοψηφίσει με τη φράση το εφ ΖΙΝ. Είναι και τα δύο έναρθρα αυτά τα λεκτικά. Ο Μέγα Αλέξανδρος είπε: Στου μεν γονεί μου, οφείλω το ΖΙΝ, ει στον δε διδασκαλών μου, το ενώ τον Αριστοτέλη, το εφ ΖΙΝ. Το εφ -ζιν. Ο ίδιο το είπε. Δεν αλλοιώνουμε το παραμικρό γράμμα από αυτά που είπε. Ναι, ναι, ναι, ναι. Ο Μέγα Αλέξανδρος αντιστοιχείε. Το όμικρον είναι 70. Μέγα είναι 2,49. Αλέξανδρος είναι 5,21. Ναι. Όποιο κάνει την πρόσθεση θα βρει το 840. 840. Το εφ Μετατροπή όλων και κάνουμε την πρόσθεση και έχουμε πάλι 840. Τι λες. Άρα, εδώ το ευζήν, δηλαδή η πνευματική ζωή του Αλεξάνδρου, η καλή, γιατί είναι το ευζήν, είναι η ενεργοποίηση τη πνευματική του ζωή, ναι. οφείλεται ει τον διδάσκαλον αυτού, τον Άριστο Αριστοτέλη. Πάμε τώρα να δούμε. Είδαμε Α. λοιπόν ποιο είναι το πνευματικόν όπλον. Έτσι. Ναι. Γιατί ενεργοποιούμε και έχουμε ο Μέγα Αλέξανδρο. Ναι, άρθρου. Τον οπλίζουμε το άρθρο. μετά του άρθρου, ναι. τον Μέγα και βρίσκουμε ναι. ότι το πνευματικό του όπλο είναι το. Που το διδάχθη από τον Αριστοτέλη. Ναι. Εάν πάμε τώρα να δούμε ποιο είναι Ήτο το, το υλικό του οπλών θα, θα δούμε με έκπληξη ότι Η λέξη ψήφο, Η οποία είναι άναρθρος και θα εξηγήσουμε γιατί ναι. Έχει το 840 ως λεξάριθμον το ξύφο δεν χρειάζεται να οπλιστεί όπω ένα πυροβόλων όπλων. Είναι ήδη οπλισμένο. Αντί να, να, να, να τραυματίσει, να σκοτώσει. Ναι, σωστά. Γι' αυτό έχουμε ξύφο ίσον ο Μέγα Αλέξανδρο. Άρα το όπλο με το οποίο έκοψε και δεν έλυσε τον αγόριο δεσμών. Ναι. Ή το ξύφο. Το ξύφο. Άρα αποδείξαμε ότι η το ξυφο το γλώσσα γνωρίζει και το πνευματικό και το υλικό όπλο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και πάμε τώρα να δώσουμε μια άλλη καταπληκτική αποδείξη. Ναι. Θα οπλίσουμε ένα πυροβόλων όπλων που λέγεται Καλάσνικοφ. Ναι. Και το θα... οποίο όμω είναι... έχει και ξενική. Γραμματοσυρά, ναι, λοιπόν, η γραμματοσυρά του. Η ορθογραφία του όμω είναι καθορισμένη. Ναι. Εάν γράψουμε τη φράση το καλάσνικοφ, ναι. θα πάρουμε σαν άθροισμα που σημαίνει ότι το έχουμε οπλήσει. Ωραία, ναι. είναι έτοιμο να πυροβολήσει. Γιατί άμα δεν οπλίσει το πυροβολό, δεν πυροβολεί. Ναι. Πάση και γνωστόν. Ναι. Το καλάσνικοφ, λοιπόν, οπλισμένο μετά του άρθρου, έχει τον αριθμό 1272. Η λέξη πυροβολισμό έχει ακριβώ τον ίδιο αριθμό. Έλαρε. Τι κάνει νιάου νιάου, ο κροκόδηλο. Όχι, Όχι, μπορεί να κάνει ο παγωμένος σκύλος ε. Στην κορδέλα που τον κόβουν Καταλώς. Εγώ έδωσα το όνομα Πυροβολισμός ή εγώ έδωσα το όνομα Καλάσνικοφ ναι. Και πάμε τώρα να γράψουμε τη φράση Ανθρώπινον αίμα Πάλι 1272 έχει το οποίο πει Αποτέλεσμα το... του πυροβολισμού Έχεις πει ότι το αίμα Αναγραμματικά είναι, και η, αμά. είναι... η αμά Γιατί έτσι. όταν ξέρουμε Και κάνουμε τη φραση ανθρωπινον αιμα παλι 1272 εχει αποτελεσμα του πυροβολισμου Έχει πει οτι το αιμα αναγραμματικα ειναι η αμα γιατι οταν ξερουμε και κανουμε τη μετάγκηση σωστα Με καθαρό και στην ίδια ομάδα Έχουμε το αίμα που λέμε Στη θεραπεία. είναι καθαρό και αμόλυντο ναι. το αίμα ναι, ναι. Ή όταν τρώμε σύμφωνα με τις ομάδες αίματος Έχουμε πάλι την ία στη θεραπεία Σωστό. Λοιπόν λέει Αλλά, εδώ ναι, α, ναι, δεν σύνομια, ολοκληρώσε. Ολοκληρώσε. Πρέπει να πούμε και το εξή Ότι αν πάρουμε και τη, τη φράση <coughs> ε, Αιτία θανάτου ναι. Έτσι Έχουμε πάλι το 1272 και εκεί Γιατί ο περιβολισμός μπορεί να είναι μια αιτία θανάτου Αιτία θανάτου ναι. Βλέπουμε δηλαδή μια σοφία Στην όλη αυτή την ανάλυση που κάνουμε Ναι αλλά πάμε να δώσουμε και τη γενική, πριν δώσουμε τη γενική απόδειξη θα δώσουμε μια ιστορική απόδειξη πάλι στη σύγχρονη ιστορία ναι. Αλλά πρέπει να πάμε 73 χρόνια πίσω στο παρελθόν, 74 χρόνια περίπου δηλαδή. 73 και μισό. Πρέπει να πάμε στον Αύγουστο του 1945 Θα υπολογίσουμε τους αριθμούς των ονομάτων Truman και Oppenheimer ναι. Και θα βρούμε ότι τα ονόματα αυτά έχουν ακριβώς τον ίδιο αριθμό Ποιον αριθμό, το 961 το όνομα Truman έχει το 961, το όνομα Oppenheimer έχει πάλι το 961. Ενώ βλέπουμε τελείω διαφορετική γραμματοσύνδεση. Και πιο πολλά γραμματοσύνδεση. Δεν έχει ναι, αυτό θέλω να πω. Α του οπλίσουμε και του δύο. Με τι, με το άρθρο. Ο, ο, ο Truman, Truman, ο Oppenheimer, θα ναι. του προσαυξήσουμε κατά 70, διότι το Όμικρον είναι, είναι 70. 70 ναι. Άρα θα πάμε στο 1031. Γιατί 961 και 70 είναι 1031. Ναι. Λοιπόν, πώ του οπλίσαμε αυτού με το Όμικρον. Αυτοί όμω στην κυριολεξία, στην πραγματικότητα, πώ οπλίστηκαν. Ο ένας κυριολεκτικά, ο άλλος μεταφορικά. Με την πυρηνική βόμβα. Πυρηνική θα την πείσει ατομική. Όχι ατομική, δεν υπάρχει ατομική. Γιατί το άτομο δεν διασπάται. Δεν διασπάται. Για να έχεις βόμβα... Σημαίνει ότι έχει έκρηξη. Ναι. Για να έχει έκρηξη, δεν μπορεί να έχει άτομο που δεν κόβετε. Ναι. Πρέπει να έχει πυρήνα. Άρα η έκφραση ατομική είναι λανθασμένη. Είναι τελείω λανθασμένη. Ατομική ενέργεια έχει. Είναι η ενέργεια του ατόμου. Ναι. Ατομική βόμβα και ατομική ενέργεια. Δεν έχει. Έχεις. Άρα Ούτε έχουμε πυρηνική. Έχει διάσταση του πυρήνο του Ρανιου. Έχει διάσταση του πυρήνο του πλουτονίου. Ο πυρήν του στοιχείου διασπάτε. Δεν διασπάτε το άτομων ναι. και να τα αφήσουν αυτά που λένε. Άρα πυρηνική βόμβα. Πυρηνική βόμβα ή βόμβα υδρογόνο. Ή πάμε ναι. τώρα σε κάτι άλλο ανώτερο και και Εσύ πολύ πώς το δουλεύουμε με τη λέξη πυρηνική Εννοείται πάντα, απαγορεύεται ατομική βόμβα Ατομική ενέργεια επιτρέπεται Όχι δεν το είπε βόμβα υδρογόνου δεν το, ε, δεν πυρηνική το βόμβα, πυρηνική με βόμβα. το πυρηνική, όχι με το ήταν υδρογόνο. Με το υδρογόνο η πρώτη, εννοείται ότι δεν ήταν. Μέχρι ναι. να φτιάξουν τη βόμβα υδρογόνου, πέρασαν αρκετά χρόνια μετά. Σωστό. Γιατί για να έχει βόμβα υδρογόνου, έχει άλλε εξισώσει, έχει άλλη ιστορία. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Άρα η λέξη σαν πυρηνική σαν βόμβα τη... Τη... που συνδέεται και... με αυτού του δύο. Φυσικά. Ή, ή, όχι, εδώ είναι το εξή, ότι ο Τρούμαν, ίσον ο Όπενχάιμερ, ίσον 1031, οπλίστηκαν αυτοί με την πυρηνική βόμβα που του έδωσαν, δηλαδή ο Όπενχάιμερ στον Τρούμαν για να την χρησιμοποιήσει εναντίον της, Ιαπωνία. πόλεως, της Ιαπωνίας της πόλεως που λέγεται Χειροσήμα εδώ προσέξε, η λέξη Χειροσήμα έχει τον αριθμό σε πληροφορό 1031 χωρίς το άρθρο που είναι πλήρως άοπλη άρα έχουμε την καταπληκτική ισοψηφία ο Τρούμαν ίσον ο Οπενχάιμερ ίσον Χειροσήμα ίσον 1031 αυτή, αυτή η είναι σημανή. λαμπρή απόδειξη της ιστορίας ότι τα άναρθρα είναι άοπλα και τα έναρθρα είναι οπλισμένα, οπλισμένα. ή ενεργοποιημένα. Ενεργοποιημένα, οπλισμένα. Ναι. Λοιπόν, ε, πάμε στη γενική απόδειξη. Γράφουμε τη φράση «το άρθρον» που έχει το τάφ και το όμικρον. Η φράση «το άρθρον» έχει τον αριθμό 700. Η λέξη «οπλισμός» έχει ακριβώς τον αριθμό 700 και τέλος αποδείξεως. Δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Το κατάλαβα. Λοιπόν, αυτό που σέφτομαι εγώ σε μιλά είναι ότι κάποια στιγμή πλέον, αφού μου πεις όλο το πρόγραμμα να έρθει πιο συχνά, και να φτιάξει ο καιρό Να κάνουμε κάποια εκδήλωση συγκεκριμένη Να έρθει κόσμος σε συγκεκριμένο χώρο και λοιπά, Όπως είχαμε κάνει στο θέατρο Αθήνα και ναι, είχε, είχε, είχε, είχε, είχε 300 υπάρχει, άτομα ναι. και... και ο τέξιος ο Παπάς έχει μιλήσει εκεί Χαλαρά με το powerpoint επάνω Απολαυστικά πράγματα ωραία λοιπόν, Με 350 άτομα πρέπει να ήταν <coughs> Ναι, ναι, ναι, ναι. Ε, Θέλουν να πεις το εξή τώρα Και θα πάω ένα διάλειμμα μετά Γιατί δεν θέλω να χαλάω τον ήρμό να μα πει το λεξάριθμο του ΑΗ ΓΑΡΟ Θεό Γεωμετρή. Λέει ο Τάσο, ο φίλο του. Ναι, Ο Θεό Ο Α, έτσι είναι όλο το πλήρε. Ναι, ναι. Ο λεξάριθμο είναι. Εδώ, ο λεξάριθμο είναι 1957. Ναι. Κατευθείαν. Δηλαδή, 1000, 1000... πόσο? 1957. 1955. Είναι δηλαδή μία κυματομορφή όλο αυτό και μετατρέπεται σε μία άλλη κυματομορφή. Σε χρόνο δετέ. Ωραία. Και ο Νίκος ρωτάει να. Αυτό με τι ισοψηφεί όμω. Α, συγγνώμη. Αυτό ισοψηφεί με τη φράση τα κανονικά πολίγωνα. Τα... Πώ ερμηνεύεται εδώ τώρα αυτό. Τα κανονικά, τα κανονικά πολίγωνα. πολίγωνα. Ναι. Δεν είπαμε ότι τα κανονικά πολίγωνα, η κατασκευή των κανονικών πολυγόνων ήταν και είναι ακόμη ένα από τα άλλα τα προβλήματα των αρχαίων Ελλήνων. Ναι, ναι, ναι. Άρα. Γιατί. Γιατί όταν ο Γκάου ήταν 17 ετών, μόλι 17 ετών, κατάφερε να αποδείξει κάτι που δεν το είχε βρει άλλο στον πλανήτη. Και πρέπει να πούμε ότι όταν ο Γκάου ήταν 8 ετών. Μόνο 8 ετών, στο δημοτικό δηλαδή, μόλι είχε μπει στο δημοτικό, του λέει ο δάσκαλο να υπολογιστεί το άθροισμα 1 και 2 και 3 και 4 και 5 και 6 και 98 και 99 και 100. Δηλαδή των πρώτων 100 φυσικών αριθμών. Όλων. Mm, όλων. Όλα τα παιδάκια εκεί ψάχνανε, κάνανε υπολογισμού εκεί, φυσικά. Μια εβδομάδα. Τροπο του λέει μέχρι να τελειώσει η ώρα, αυτό τι έκανε. Μια εβδομάδα Σε τρία λεπτά ανεβαίνει πάνω και του λέει: Ορίστε η απάντηση. Τι έκανε ο γκάου. Βλέπει το 1 και το 100, που είναι ο πρώτο και το τελευταίο. 101. Mm. Είναι και πρώτος αριθμός το 101 Γιατί διαιρείται μόνο με το 101 yeah, και με τη μονάδα Άσχετο αυτό το θέμα λοιπόν, Μετά βλέπει 2,99 πάλι 101 3,98 101 4,97 101 5,96 Άρα απλοποίησε την πρόσθεση Είδε, πάρα πολύ Ήδε ότι όλα τα ζευγάρια αυτά Μέχρι ποιο ζευγάρι Μέχρι το 50 συν 51 Υπάρχει άλλο ζευγάρι μετά από το 50 και 51 Κανένα Όχι Στοπ εκεί πέρα έτσι. Λοιπόν πόσο κάνει 50 και 51 Πάλι 101 101 Πόσου αριθμού έχουμε να προσθέσουμε 100. Τα ζευγάρια των 100 αριθμών πόσα είναι, είναι 100 δια 2. Ναι. Δηλαδή 50. 50. Το κάθε ένα με τι ισούται με 101. Ναι. Και κάνει 50 επί 101. Το οποίο με τι είναι ίσον, με 5.050. Σε τρία λεπτά έχει πάει την κόλα. Τσαντίστηκε τόσο ο καθηγητή που του λέει θα μου γράψει για τη μορία 10 φορέ το άρθρο αντί, αντί, αντί να τον επενέσει mm. ο Μαλάκη. Είχε δείξει από 8 ετών ο Γκάου τι, τι μεγάλη μορφή στα μαθηματικά ήταν. 17 ετών, που οι άλλοι τελειώνουν το Λύκειο τότε, αυτό απέδειξε ότι ένα κανονικό πολύγωνο, γιατί είπαμε τα κανονικά πολύγωνα, ίσω α ή ο Θεό Μέγα Γεωμετρή, ή 1957, απέδειξε τότε ο Γκάου ότι για να κατασκευαστεί με κανόνα και διαβήτη. Βασικά, δηλαδή, έλυσε εν μέρη, εν μέρη θα πω γιατί, ένα από τα τέσσερα άλυτα προβλήματα των αρχαίων Ελληνών, που κανεί άλλο είχε τολμήσει να φτάσει μέχρι εκεί, δηλαδή δεν είχε φτάσει μέχρι εκεί που είχε φτάσει ο Γκάου. Ε, διότι είπε ο Γκάος και απέδειξε, δε, όχι, είπε, απέδειξε ότι για να μπορεί ένα κανονικό πολύγωνο να είναι κατασκευάσιμο με κανόνα και διαβήτη θα πούμε τι είναι κανονικό πολύγωνο γιατί δεν μπορούμε να μιλάμε και να μην εξηγούμε θα πρέπει, θα πρέπει το πλήθος των πλευρών του να είναι ή αριθμό του Φερμά πρώτος ή πολλαπλάσιο των πρώτων αριθμών του Φερμά ή ε, δύναμης του αριθμού 2 Δηλαδή Ναι βεβαίως, βεβαίως ε, δύναμης του αριθμού 2 με εκθέτει μεγαλύτερο της μονάδος. Γιατί άμα έχουμε δύο στην πρώτη, δεν έχουμε πολύγωνο, έχουμε δύο πλευρές, που έχουμε μία γωνία. Ενώ αν έχουμε δύο στη δεύτερη, έχουμε το τετράγωνο, που είναι κανονικόν πολύγωνο. Τι είναι κανονικόν πολίγον? Είναι ένα πολύγωνο που έχει ίσες πλευρές, όλες, και ίσε τι γωνίε όλε. Αυτό είναι το κανονικό πολυγνωμό. Έχουμε το κανονικό πεντάγωνο ναι. που έχει 5 ίσες πλευρέ και πέντε ίσες γωνίε, ναι. που Φυσικά. η κάθε γωνία του ιστορική είναι 108 μίρε, ενώ η κάθε γωνία του κεντρική είναι 72 μίρε. Γιατί 5 επί 72 κάνει 360. Ποιος, ποιο γράμμα όμω τη ελληνική αλφαβήτου είναι ο κύκλο, Είναι το όμικρο. Αν γράψουμε τη λέξη όμικρο ολογράφο, ο λεξάριθμός τη είναι το 360, αποδεικνύοντας ότι η ελληνική γλώσσα γνωρίζει γιατί ο κύκλο έχει 360 μίρε. Και μόνο αυτή. Τέλω. Αν ρωτήσει ένα μαθηματικό γιατί ο κύκλο έχει 360 μοίρες θα σου πει διότι εμεί το έχουμε ορίσει έτσι. Και αυτό είναι αλήθεια. Η ελληνική γλώσσα όμω γνωρίζει ότι οι μαθηματικοί έχουν ορίσει το γεγονό ότι ο κύκλο έχει 360 μοίρες. Καμία άλλη γλώσσα στον κόσμο αυτό έτσι. να το κάνει. Έτσι, λοιπόν, καμία. Μόνο η δική μα. Uh, Άρα καθώς... εδώ λέμε α ο Θεό ο μέγα γεωμετρή, ήσουν τα κανονικά πολίγωνα. Σημαίνει, έτσι είπε ο, ο Γκάου αυτό, ότι δεν κατασκευάζονται όλα τα κανονικά πολίγωνα, δηλαδή με κανόνα και διαβήτη. Αυτό απέδειξε. Αλλά δεν μπόρεσε να βρει. Εάν η πρώτη αριθμή του Φερμά είναι μόνο 5, γιατί μέχρι σήμερα το ήξερε και ο Γκάος, αυτό πολύ καλά, έχουμε βρει 5 πρώτους αριθμούς του Φερμά. Ένας αριθμός του Φερμά είναι 2 στην 2 ίστιν νι, το 2 ίστιν νι είναι εκθέτης εδώ και η βάση είναι το 2 και απ' έξω από όλο αυτό που τη δύναμη είναι το συν 1. Αν δώσουμε το νι ίσον 0, το νι ίσον 1, το νι ίσον 2 και το ίσον 3 και το ίσον 4... Θα πάρουμε πέντε διαφορετικέ τιμέ, τι που είναι και οι πέντε πρώτοι αριθμοί. Και αυτά τα βρήκε πρώτο αφαιρμά. Ο, ο Γάλλος μαθηματικό που ήταν και μεγάλο δικηγόρο. Ναι. Το επάγγελμά του ήταν δικηγόρο, πολύ επιτυχημένο, γιατί χρησιμοποιούσε τη μαθηματική λογική για να εκδικάζει τι υποθέσει του. Ναι. Αλλά ήταν καταπληκτικό μαθηματικό και θεωρείται ο σύγχρονο θεμελιωτή τη θεωρία αριθμών, διότι ο πρώτο θεμελιωτή τη θεωρία αριθμών ήταν πάλι Έλληνα και ήταν ο Διόφαντο ο Ο Διόφαντο δηλαδή από την Αλεξάνδρεια. Και αυτό το αναφέρουν όλοι οι μαθηματικοί. Λοιπόν. το γνωρίζουν. Εκεί λοιπόν ο Γκάου, ε, ξέροντα ότι οι, αυτοί οι πέντε αριθμοί είναι πρώτοι, και ποιοι είναι, είναι το, το 3, έτσι, είναι το 5, είναι το 17, είναι το 257 και είναι το 65.537, ο πέμπτο από του πρώτου αριθμού του Φερμά. Δηλαδή, όλοι αυτοί οι αριθμοί είναι πρώτοι, ο καθένα από αυτού που είπα, γιατί διαιρούνται μόνο με τον εαυτό του και τη μονάδα. Αλλά κανεί επιστήμονα μέχρι τώρα γνωρίζει ε, εάν έχουμε και άλλον πρώτον αριθμό του Φερμά. Εάν λοιπόν αποδείξουμε ότι η πρώτη αριθμή του Φερμά είναι μόνο 5, τότε έχουμε λύσει αμέσω και πλήρω το άλλο πρόβλημα των αρχαίων Ελλήνων για την κατασκευή των κανονικών πολυγόνων. Είναι πάρα πολύ δύσκολο όμω να γνωρίζουμε και να αποδείξουμε αν η πρώτη αριθμή του Φερμά αυτή τη μορφή είναι μόνο 5 που έχουμε βρει. Και το ήξερε και ο Γκάο πολύ καλά αυτό. Και ο Φερμά εδώ έκανε λάθο και είπε ότι κάθε αριθμό αυτή τη μορφή είναι πρώτο. Ενώ έκανε λάθο και ήρθε ο Όιλερ μετά, ο Γίγαντα, ο Ελβετό, και απέδειξε, απέδειξε ότι ο επόμενο. Ο επόμενο ε, αριθμό του φερμά δεν είναι πρώτο, αλλά είναι semi-prime, δηλαδή είναι ήμιοι πρώτο, γιατί έχει δύο πρώτου παράγοντε. Το απέδειξε αυτό και έτσι είπαν: Έκανα και φερμά ένα λάθο. Γιατί είναι σημαντικό λάθο αυτό. Γιατί το έκανα το λάθο, Γιατί δεν το έχει αποδείξει. Αν το είχε αποδείξει, δεν θα το έκανε αυτό το λάθο. Γι' αυτό η απόδειξη στα μαθηματικά είναι πάρα πολύ σημαντική. Εννοείται. Αν αποδείξει κάτι στα μαθηματικά, Τέλος. ακόμη και ο ίδιο ο Θεό δεν μπορεί να τον αρέσει. Γιατί αυτό έχει φτιάξει τα πάντα, αυτού του δρόμου. Λοιπόν, πάω διάλειμμα αφού σου πω. Την επόμενη ενότητα για να την ακούσουν οι ευθύνοι. Για και... τα κανονικά πολύγωνα έχουν. Για να τελειώσουμε ισοψηφία με τη φράση ΑΕΟ, ο Θεό, ο Μέγα Γεωμετρή. Διότι ορισμένα κανονικά πολύγωνα για να κατασκευαστούν χρειάζονται άπειρε κινήσει του κανόνα και του διαβήτου. Ναι. Που σημαίνει πάντοτε ως, ο Μέγα Ο Θεό Γεωμετρή κάνει δηλαδή κινήσει. Γιατί όπω ξέρουμε τι είναι εμεί το πέντε ξέρει ο Θεό τι είναι το, το ενδυνάμιο άπειρο και το ενενεργία άπειρον. Για αυτόν τον λόγο. Αλλά ψάξε εκατομμύρια βιβλία στον πλανήτη. Δεν υπάρχει βιβλίο που να το εξηγεί αυτό. Κανένα. Λοιπόν. Ε, γράφει εδώ μια φίλη χειροσήμα με Ιτα. Όχι με, με γιώτα είναι. είναι. Μετατροπή, ε, με σωστή. Ναι. Χειροσύμα. 1031. 1031. σω ο Κρούμα, ίσω ο Όπενχάιμερ. Οπλισμένοι και οι δύο την πελέγησαν. <laughs> Γελάνε, λέει. Δεν θα πα σε διάλειμμα, θα πάω. <laughs> λοιπόν, πάτε στη Λομολίδη. Ότω χρειάζεται, θα πάμε τώρα. Πάω ένα διάλειμμα εγώ και θα πάμε σε τρει ενότητε. Η μία είναι, ρωτάει ο, Γιώργο, ο Νίκος εδώ. Ε, να μας πεις για το δοηφόρο του Άρη κάτι που ανέφερε στον Παντίδη στον άλλο για τον, είναι... φόβο, για τον φόβο. Ωραία. Ένα. Το άλλο είναι οι λέξεις που δημιουργούν αυτό τη γενετική άλισο Δύο, Τις γράψουμε. Ναι. Και το άλλο, να δω ποιο είναι το τρίτο που ήθελα να πούμε. Ε, ποιο. Αυτό το είπαμε. Αυτό... Το είπαμε, ναι. το είπαμε αυτό, ναι. Για το Θεό. Όχι, είναι μπράβο για τη συμβολική αποκωδικοποίηση για, τα... για, για τη φράση ο Θεός Λοιπόν έχουμε τη φράση Θεός Γενετική άλυσος Που εδώ έχουμε κατάσταση με αντίστροφη μηχανική Μην απαντήσεις, μην ναι. απαντήσεις. Ναι. Άρα έχουμε ε, η ενότητα επόμενη είναι Ο Θεός, Γενετική άλυσος Και, και, και, του. και ο δορυφόρος του Άρη Λοιπόν εδώ είμαστε από τη φίλη, Στον ε, 576 Και στην εκπομπή 2339 Αγαπητοί φίλοι Επανερχόμεθα εντό λίγου I know what would lead Αγαπητοί φίλοι πλάκα πλάκα αλπέντο τελεία ακόμα άγνωστοι επισκέπτες Λευθέρης Αργυρόπουλος Στο μικρόφωνο ε, Αύριο 8 η ώρα έχουμε Τη Μαρία Τιτζάνη εδώ ξεκινάει Και στις 10 η ώρα Μινάς Τσικριτζής Και Νάντι Παπαμίτσο Από το στούντιο της Κρήτης αγαπητοί φίλοι Μινάς Τσικριτζής τεράστιος Στον Αλπέντο 14 Λοιπόν Έχουμε μείνει Επειδή είσαι καταιγιστικό. Είπα εγώ να πάρουν στιλό και χαρτιά Δεν έχει σταματήσει το κινητό του να του στέλνουν μηνύματα για να τον καλούνε και την ώρα που είναι στο μικρόφωνο και την ώρα που είναι στο διάλειμμα Η κατάσταση έχει ξεφύγει <coughs> Λοιπόν Λευτέρη Πριν πούμε αυτά τα τρία τα οποία έχουμε σημειώσει Να θυμάσαι γιατί και εγώ ξεχνάω Κωσάκη, έτσι Θεός, γενετική άλυσος και τι άλλο είπαμε, Δορυφόρο του Άρωσου. Και ο Δορυφόρο του Άρωσου, Τα κρατάμε στην άκρη να πω στου φίλου γιατί έχουμε κάνει πάμπολε εκπομπέ στο παρελθόν. Είμαστε στο κανάλι 1, είναι το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Το θυμάσαι Ελευθερία. Ναι, Παίζει Ελλάδα-Τσεχία. Είναι στα τελευταία λεπτά τη 0 00. Και μου λέει, Πάρε τώρα το τάδε κανάλι. Είχα εγώ ένα γκολτό εκεί και πε ότι θα τελικά το μάτς δεν θα τελειώσει 0-0 Θα κερδίσει η Ελλάδα 1-0 Στο τάδε λεπτό θα μπει το γκολ Όταν μιλάγαμε εμεί αυτό έκανε κάτι μαθηματικού τύπου Κώστα στο, στο, στο χαρτί Με το που το λέω Σε δύο λεπτά Λένε η περιγραφή του μάτς Μπήκε γκολ Και κέρδισε η Ελλάδα 1-0 Και κουφαθεί το σύστημα όλο Το θυμάσαι αυτό εγώ θυμάμαι και το άλλο, ε, φίλο Γεώργη. Θυμάσαι που είχαμε πάει με τον ε, Παναγέννητο τον Παπά ε, σε κάποιον πιλότο τη Ολυμπιακή, ο οποίο είχαμε μία συνάντηση. Ήταν 36 ώρε περίπου πριν από τον τελικό Ελλάδο-Πορτογαλία. Και σα είχα ανακοινώσει εκεί ότι θα κερδίσουμε με ένα μηδέν. Ναι. Και νομίζω ότι εσύ είχε πάρει τηλέφωνο και το έχει ανακοινώσει σε κάποιο ραδιοφωνικό σταθμό. νομίζω ότι το έχει ανακοινώσει αυτό. Αυτό θυμάμαι. Ναι. Εγώ όταν το έκανα αυτό, ειλικρινά. Δεν το, ε, το, ε, το που πειρά. Τι λέει τώρα ο άνθρωπο εδώ, α το μην το λες, λοιπόν. Και τελικά ήρθε. Αλλά μέχρι να τελειώσει το παιχνίδι και να έρθει ένα μηδέν. Ναι. Καταλαβαίνει ότι. Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό. Ε, και τον κόλμπηκε να... στο τελευταίο λεπτό. Ναι, πρέπει να πω το εξή. Ότι δεν θέλω να κάνω τέτοιου υπολογισμού. Όχι, διότι... το θυμίζω τώρα στου φίλου. Ναι, ναι. Πάνε 15 χρόνια αυτό. Διότι για υπάρχουν... να δούνε τη συγκυρία υπάρχουν... των πραγμάτων. Υπάρχουν κάποιε περιπτώσει που έχουν επαληθευτεί Υπάρχουν όμω άλλε που έχουν. Δεν έχουν απαληθευτεί. Εμεί κρατάμε. Και υπάρχουν και δυστυχώ. και υπήρξε και μία άλλη περίπτωση στο Μουντιάλ. Και πρέπει να το πω εδώ γιατί μου δίνει την ευκαιρία. Έλα πιο Στο προηγούμενο Μουντιάλ. που βγήκαν κάποιοι και είπαν ότι εγώ είχα προβλέψει για τη Ρωσία κάποια πράγματα. Ναι. Καμία πρόβλεψη εγώ. Ναι. Άλλοι βγήκαν και τα είπαν αυτά. Ναι. Και αυτό το λέω γιατί λυπήθηκα βαθύτατα. Ναι. που βγήκαν και χρησιμοποίησαν κάποιοι το όνομά μου και είπαν. Ότι εγώ έχω σταματήσει να κάνω προβλέψει για ποδόσφαιρα και τέτοια. Δεν κάνω. Ναι, ναι, παιδί μου, εγώ το τίμησα συγκυριακά τώρα για Nαι, να χαλάσω. Το κάναμε εκείνη την ώρα στην πλάκα και μου λε: Κάτσε να δει Τσεχία, Ελλάδα, Αλεξάρθμο, ΑΒΓ, κρακ, λέει: Θα κερδίσουμε ένα μηδέν. Και μπαίνει τον κόλπο μετά από λίγο. Όταν κάποιο ασχοληθεί με τον Τζο, δεν είναι μόνο. Πρέπει να το πω αυτό για να το γνωρίσουν όλοι οι άνθρωποι. Ναι, πες αυτό. Δεν είναι και μεταφυσικό το θέμα. Είναι ο ίδιος τι ενέργεια διαθέτει ναι, Διαθέτει ναι. ενέργεια Μέσα του Έχει ενέργεια ναι. Εάν δεν έχει θα χάσει ναι. Εάν έχει τότε Έχει, πιθανότητα έχει να πολλές πιθανότητες να κερδίσει Γιατί έχει πολύ μεγαλύτερη αντίληψη Για αυτό που λέγεται μέλλον ναι, ναι. Μην απατώμεθα Εάν είμαστε χαμηλής ενέργειας Δεν έχουμε ελάχιστες πιθανότητες έχουμε. Και αν κερδίσουμε θα κερδίσουμε μικροποσά ναι, ναι. Πρέπει για να μπορεί να δει. Αυτό που δεν σε αφήνει ο Θεό που λέγεται μέλλον, ναι. πρέπει να περάσει κάπου αλλού να κάνει κάποια άλλα πράγματα. Δεν είναι απλό το θέμα. Όταν είσαι έτσι, ενεργειακά ναι. θα δει, θα σου δώσει. Όταν δεν είσαι, δεν θα δει. Και αν φύγουμε από το τζόγο που είναι μια συγκεκριμένη πλειοψηφία. Σε άλλα θέματα βλέπει. Δεν υπάρχει πλειοψηφία. Ο τζόγο ήσουν νου. Ήσουν 720. Ναι. Σου λέει, έχει καθαρό μυαλό. Παίξεις. Μόνο τότε θα μπορεί. Δεν έχει. άστο ναι. Και το νόημα του τζόγου ποιο είναι. Ποντάρει λίγα για να κερδίσει πολλά. Mm. Αν αυτό δεν το κάνεις τελείωσες Θα χάσεις Έτσι. Έχω φίλο μου που έχει κρεμαστεί Λόγω που έχασε Ένα τσόκερ στο Άστο Είναι μαλακία μεγάλη αυτή mm. Πήγε κρεμασίκε Λοιπόν mm. Να κάνουμε θέμα λίγο τσόν εδώ με τη λέξη Τζόγος, σωστό. Δηλαδή <συμίλωμα> ο Τζόγος είναι ο Νούς, 720. Ο... Επειδή κάνει μια γενική, ένα περίπατο, να το πω έτσι από τη φίλη, να ξέρετε και κυρίως αυτοί που δεν ξέρουν τον το... Λευτέρη δεν τον έχουν παρακολουθήσει ε... και θα είναι συχνά εδώ, θα... όταν από την επόμενη φορά δηλαδή, θα επικεντρώνεται η συζήτηση σε ένα θέμα. Π.χ. τώρα όπω είπε ο Τζοτζό, αλλά με τζόκο, δύο ώρες, αυτό ναι, και άμα τα συμπαρακτούν. Συμπαραμαρτώτα... πραγματική ανάλυση των παιχνιδιών. Ναι, ναι. Για να μιλήσουμε για να μάθουν οι φίλοι πώ μπορούν να μεγιστοποιούν τι πιθανότητε όταν παίζουν ένα παιχνίδι ή κάποια παιχνίδια, ναι. αυτό μπορεί να γίνει. Αλλά αυτό για να γίνει, χρειάζεται πίνακα και χρειάζεται ε, να εσ... είναι και να παρακολουθούν. Ε, ναι. Δεν γίνεται τώρα να μιλάω και είσαι ο μόνο, νομίζω, που έχει πει ενώ όλοι ξέρουν τον Πλάτωνα ω φιλόσοφο ότι είναι άκρο μέγιστο μαθηματικό. Ακριβώς. Και το έχει πει και πολύ καιρό στο, στον πολύ παλιό Αλμπέντεο που ερχόσουνα. Να το πούμε γι' αυτό, έτσι, σαν πληροφορία γιατί, σήμερα. Γιατί έχουμε, απο, απο, έχουμε κάνει αποκωδικοποίηση όχι μόνο για τον κώδικα του Πλάτωνος, ναι. με τον αριθμό 12, ναι. αλλά έχουμε κάνει αποκωδικοποίηση για θεώρημα που ο Πλάτων έχει κρύψει ναι. μέσα στο κείμενο νόμοι. Και αυτό το θεώρημα. Δεν μπορεί να έρθει κάποιο επιστήμονα και να μα πει ότι δεν ισχύει αυτό που λέμε, γιατί έχουμε αποδεικτικά στοιχεία πλέον. Έτσι. Να. Διότι ο Πλάτων εκεί κωδικοποιεί ένα θεώρημα. Λόγω του φόβου που υπήρχε επειδή ξυρίζεσαι το γερατείο. Ναι, Υιθανεύ... γι' αυτό έκανε την άλλη κωδικοποίηση με το 12. Με το Σοκράτη κλπ. Ακριβώ. Με το διδάσκαλο του. Ναι. Γιατί. Φοβούμενο μην έχει και αυτό την ίδια κατάληξη. Ναι, το... άρχισε να κωδικοποιεί πλέον. Ναι, ναι. πρέπει να υπάρχει λόγο για να κάνει κωδικοποίηση. Σωστό. Δεν μπορεί, επειδή, να κάνεις κωδικοποίηση ναι, για... ναι, ναι, ναι. Άσε που πρέπει να ξέρει και πολύ καλά αυτό που πάει να κάνει. Βέβαια. Έτσι είναι. Βέβαια. Δηλαδή τα, τα πλατωνικά έργα είναι όχι μόνο αριστορικήματα, είναι ύψιστα αριστορικήματα. Ναι. Γιατί είναι κωδικοποιημένα έργα. Έτσι. Και το άλλο που πρέπει να πούμε είναι ε. ότι μέσα σε αυτό που αναφέρει ο Πλάτων λέει ότι ο πληθυσμό των mm -hmm. κατοίκων μιας ιδανικής πολιτείας mm -hmm. είναι 5.040 κατοικοί ακριβώς. Εάν όμως πολλαπλασιάσουμε τους αριθμούς 1x2x3x4x5x6x7 θα καταλήξουμε σε κάτι που στα μαθηματικά ονομάζεται 7 παραγωτικών. Το 7 παραγωτικό είναι το γινόμενο όλων των φυσικών αριθμών από το 1 μέχρι και το 7. Και είναι ο αριθμός 5.040. Mm -hmm. Ακριβώς. Εδώ λοιπόν για τους μοιημένους ο Πλάτων αποκαλύπτει και υποκρύπτει ότι... Ο 5040 αυτό ο αριθμό δεν είναι τυχαίο. Αλλά ισούται με τον ιερό αριθμό που είναι το 7 και με ένα θαυμαστικό δίπλα που συμβολίζει στα μαθηματικά το παραγωγικό. Δηλαδή, όταν δίπλα στο 7 δεξιά βάλω το θαυμαστικό, αυτό σημαίνει 1 επί 2, επί 3, 4, επί 5, επί 6, επί 7. Και κάνει 5040. Όποιο αμφιβάλλει μπορεί να το δει. Εννοείται, ρε παιδί. Μαθηματικά μιλά. Έχει το κινητό του τηλέφωνο και που θέλει. Λοιπόν, εγώ ξέρω τα παραγωγικά μέχρι το 12 από μνήμη. Δεν χρειάζεται να τα υπολογίσω. Εννοείται. Ε, λοιπόν. λοιπόν Εκεί λοιπόν ο Πλάτων. Για την ιδανική πολιτεία, μιλάω. Για την τώρα. ιδανική πολιτεία, εδώ αν δούμε έτσι, η Αθήνα, τι πληθυσμό έχει σήμερα, θα δούμε ότι έχουμε ξεφύγει τουλάχιστον 1.100 φορές φορέ πάνω από την ιδανική πολιτεία ε, μα. Και γι' αυτό περνάμε πάνω. καλά. Ε. Πώ περιμένουμε μετά να έχουμε αρμονία έτσι, και να έχουμε σωστή ζωή, Χάος, χάος θα έχουμε. Ναι. Γι' αυτό και μέσα στη λέξη άγχο υπάρχει η λέξη χάο και περνάει. Μόνο το γάμα που είναι το τρία. Ναι. Ε, λοιπόν. Εδώ μετά συνεχίζοντα, θα πούμε ότι. Εκεί όταν λέει ο Πλάτων, όταν μου μιλεί για τον αριθμό 5.040, η μετάφραση του κειμένου, το κειμένο εκεί στο κείμενο νόμιστο το 736-738-39, κάπου εκεί κοντά, λέει ότι ο αριθμός 5.040 διαιρείται με όλους τους αριθμούς από τον αριθμό 1 μέχρι και τον αριθμό 12, εκτός όμως από τον αριθμό 11. Αυτή και μόνο η αναφορά που κάνει ο Πλάτων ναι. δίνει το ξεκίνημα για την αποκωδικοποίηση του μυστικού θεωρήματος που υποκρύπτει στα λεγόμενά του εκεί. Γιατί, γιατί όταν έχουμε σαν ΚΑΠΑ ίσον 7 το διπλάσιο του 7 ποιο είναι το 2 κ Το 14. Ναι. Στο κλειστό διάστημα από το 7 μέχρι και το 14 χωρί το 7 και το 14. Έτσι. 8 Υπάρχει μέχρι 13 δηλαδή. 8 μέχρι 13 μπράβο. Μόνο για τις θετικές ακαιρές τιμές. 8, 9, 10, 11, 12. Υπάρχουν μόνο δύο αριθμοί οι οποίοι, οι οποίοι είναι πρώτοι. Ο ένα είναι ο 11 και ο άλλο είναι ο 13. Όμω, εάν, εάν επιχειρήσουμε να διαιρέσουμε όλου του αριθμού, δηλαδή 8, έτσι, τον, τον αριθμό 8, τον αριθμό 9, τον αριθμό 10, τον αριθμό 11, τον αριθμό 12 και τον αριθμό 13, δηλαδή να πάρουμε τα πηλίκα 5040 δια 8. Διαιρείται ακριβώ. 5040 δια 9. Διαιρείται ακριβώ. 5040 δια 10. Διαιρείται και κάνει 504. Κόβεται ένα με πάνω, no, no, να κάτω. No, no. 504211 δεν διαιρείται ακριβώ. Δεν είναι τελεία η διαιρέση. 504212 διαιρείται ακριβώ και 504213 δεν διαιρείται ακριβώ. Δηλαδή, στο διάστημα Κ,2 Κ, για οποιαδήποτε ακέραια τιμή του Κ, όταν το Κ είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 3, έτσι, έχουμε την εξή κατάσταση. Ότι οποιοδήποτε αριθμό είναι πρώτο. Δεν θα, με, δεν θα διαιρεί το K παραγοντικών. Δηλαδή, εδώ έχουμε το 7 παραγοντικών. Το 11 και το 13, που είναι οι μοναδικοί πρώτοι, δεν θα διαιρούν ακριβώς το 7 παραγοντικών, στο διάστημα 7-14 που είπαμε. Αυτό είναι ένα θεώρημα το οποίο εγώ το έχω ονομάσει πλατωνικών κοσκινών ε, πρώτων αριθμών. Δηλαδή, μπορεί να σου αποδείξει αμέσως αν ένας αριθμός είναι σύνθετος ή πρώτος. Υπάρχει όμως ένα μεγάλο πρόβλημα σε αυτό το θεώρημα. Επειδή μας ενδιαφέρει εμάς να γνωρίζουμε αν η μεγάλη αριθμοί είναι πρώτη και όχι μικρή γιατί είναι πανεύκολο για τους μικρούς αριθμούς να ξέρουμε αν είναι πρώτοι με τον αλγόριθμο του Φερμά και να, να δούμε να και ποια είναι σημαντικότητά του στη, στη, στη, στη, στη ζωή μας. Δηλαδή, τι ναι. είναι κατανοητό αυτό το να ρωτήσω. Έχει μεγάλη φιλοσοφική πρόεκταση. Για λέγει. Έτσι, αυτό με τον αριθμό τη. Θα το πω μετά, θα, θα σου πω ποια είναι. Ναι. Θα τελειώσω όμως με τα μαθηματικά για να μην στραχωρηθούν και οι φίλοι. Ναι, δηλαδή. για να απαντήσουμε και στα υπόλοιπα. Ε, και δηλαδή. να πούμε και αυτά που έχουμε πει τώρα. Αν είχαμε ένα, ένα μαθηματικό τύπο που να μας έδινε τον των υπαραγωτικών, ένα γρήγορο δηλαδή μαθηματικό τύπο που να μα δίνει με τι ισούται των Ι παραγωγικών. Τότε για οποιοδήποτε, όσο μεγάλη αριθμητική τιμή και αν είχε τον Ι, θα μπορούσαμε με απόλυτη ακριβία να ξέρουμε ποιο είναι των Ι παραγωγικών. Και σύμφω, σύμφωνα με, χρησιμοποιώντα αυτόν τον αλγόριθμο που αναφέραμε προηγουμένω, το μυστικό αυτό θεώρημα του Πλάτωνος, ναι. θα μπορούσαμε να ξέρουμε σε χρόνο δετέ, εάν ένα αριθμό είναι πρώτο ή σύνθετο. Το πρόβλημα που δεν μας αφήνει ακόμη να το κάνουμε αυτό είναι ότι δεν υπάρχει μαθηματικός τύπος που να μας δίνει μια απόλυτη ακρίβεια ακόμη, έτσι, όποιος τον ανακαλύψει θα γίνει πολύ διάσημος και θα πάρει τεράστια βραβεία ναι. την τιμή του είναι παραγωγικού. Έχω προσπαθήσει κι εγώ και έχω δώσει... Ε, κάποιους τύπους ε, και μάλιστα έχω βελτιώσει και τον τύπο του Ρωμανουγιάν, του Ινδού ναι. τον έχω ανεβάσει και στο qora.com και το έχουν δει πάρα πολλοί άνθρωποι ναι. αλλά παρόλα τα αυτά δεν έχω καταφέρει ακόμη να βρω ε, ένα, ένα μαθηματικό τύπο, γιατί είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο γιατί έχει να κάνει με τη συνάρτηση γάμα αλλά μπαίνουμε mm. σε, σε άλλα διά, θέματα δεν πέρα, ναι, αυτά, και δεν ναι. μπορούμε να, να, να γνωρίζουμε ακόμη ακριβώς τον ή παραγωγικό ένα μαθηματικό τύπο. Όταν το κάνουμε αυτό, ναι. το θεώρημα του Πλάτωνου θα θριαμβεύσει και όλοι οι άλλοι αλγόριθμοι θα, θα πεταχτούν στα σκουπίδια όλοι, και θα χρησιμοποιείται μόνο ο αλγόριθμο του Πλάτωνου. Μόνο αυτό και κανένα άλλο. Σκέψιο. Ενώ είναι γνωστό για άλλα πράγματα. Αλλά για να μπορούσε ο Πλάτωνου να τα κωδικοποιήσει όλα αυτά, έπρεπε να ξέρει το θεώρημα του Τσέμισεφ που δεν υπήρχε τότε. Αν δεν ήξερε το θεώρημα του Τσέμισεφ, πώ θα πάει στο ΚΑΠΑ 2K να ξέρει ότι υπάρχει ένα πρώτο αριθμό υποχρεωτικά ανάμεσα εκεί. Άρα κάτι ήξερε. Άρα κάτι ήξερε. Και κοιμόμαστε κανονικά. Μα έχουν κοιμήσει δηλαδή άλλοι και μα λένε ο Πλάττον: Ποια φιλοσοφία, Μόνο φιλοσοφία. Μέγα γεωμέτρη και στη θεωρία αριθμών ήταν ο Πλάτων Το κλείνουμε εδώ. Πριν πάμε στα τρία άλλα, για να δει ότι υπάρχει ένα ένας συγχρονίστη. Συγχρονικότη. Ακριβώ. Μου έρθε εδώ μια ερώτηση, η οποία έχει να κάνει με αυτό που λέγαμε στο διάλειμμα. Να το πούμε, μην το απλατιάσεις εν συντομία και να πάμε στα τρία θέματα που είπαμε πριν. Ε, λέει μια φίλη εδώ. Το 1821 ως αριθμός έχει κάτι να μας πει Λέρα. Και πληροφορώ εγώ και τους φίλους Ότι στο μουσικό διάλειμμα συζητάγαμε γι' αυτό ακριβώς Που έθεσε τώρα ναι, ως ερώτηση αναφέρει, έχω αναφέρει... Λοιπόν κοντά στο μικρόφωνο Έχω αναφέρει κάποιε εσωψηφίες με αυτόν τον αριθμό ναι. Στο 7ο βιβλίο η αρμονία της Ιεράς Γεωμετρίας Που το έχω εκδώσει από το 2011 ναι. Αλλά ε, αν προσθέσουμε τον αριθμό 200 στο 1821 θα πάρουμε το 2021. Εάν γράψουμε Ακριβώς. τη φράση επανάστασης Ελλήνων θα έχουμε αποτέλεσμα το 2021. Χωρίς άρθρο. Χωρίς κανένα. Χωρίς επανάστασης επανάστασης ε, Ελλήνων. Με σίγμα στο τέλος. Κανονικά. Μόλις. 2021 που αυτό δείχνει ότι συμπληρώνονται τα 200 χρόνια από την από επανάσταση του 1821 το 2021-25 Μαρτίου που πλησιάζει σε ναι. λίγες μέρες σε οκτώ ναι. Τώρα πρέπει να επανέλθουμε και στα άλλα θέματα. Όχι, χωρίς... ολοκραίωσε το, είπες ότι το 2021 κάπως θα έχουμε μια εξέλιξη στα πράγματα, πες το για ναι, να είναι καταγεδραμμένο. Ναι, η ισοψηφία, αυτό τα που 200 χρόνια που λέμε. Ναι, ίσως, ίσως γίνει κάτι, ναι. περιμένουμε βέβαια δύο χρόνια είναι, ναι, ναι. μέχρι να τελειώσει βέβαια όλο το 2021, ναι. που θα έχει κάποια σχέση με την επέτειο. Της, και, τη δική uh, μας. 1821, α πούμε. Και θα είναι προς το ε, ανάταση του, του ελληνικού στοιχείου, να το πω έτσι εγώ. Εδώ βέβαια πρέπει να πούμε ότι αυτή η ανάλυση που βγάζει τον αριθμό 2021 ναι. ε, συσχετίζεται με τη χρονολογία αυτή. Αλλά δεν υπάρχει μαθηματική απόδειξη ακόμη ναι. ότι αν έχουμε μία φράση η οποία βγάζει έναν αριθμό που αντιστοιχεί με μία χρονολογία ναι. ότι το γεγονό αυτό σίγουρα θα γίνει τότε. Μάλιστα. Εάν το είχαμε αυτό και το είχαμε αποδείξει μαθηματικό. Θα, είχαμε, θα είμαστε πολύ μπροστά από τι είμαστε τώρα ε, Δυστυχώς ε, όμως κάτι τέτοιο δεν μπορεί να πω Είμαστε πολύ μπροστά από πολλούς άλλους Να το ξέρεις το λέμε εγωιστικά Όλοι εσείς που ασχολήστε με αυτά Αλλά δύο χρονάκια θα περιμένουμε ακόμα Να δούμε αν θα επαληθευτεί Η Ρήσης Επανάστασης Ελλήνων 2021 ε, Λοιπόν Πάμε τώρα Στο κομμάτι ψηλή δασία Οξία και περισφωμένη αυτό... παύλα τα δύο ανάποδα. Ε. Αυτό, αυτό το. το, το Που το έκανε στο ναι. χωρί Μοντά. Μπορούν να μπουν οι φίλοι να το δουν μετά μνησία. Έτσι. Ναι, Επιπίνακο. Ναι. Και πήγε διαφημίσει ο Χαρτάβελα. Εδώ... Τώρα θα πάει στην, Eurovision, ναι. ε, στην Ευρωβουλή. Λοιπόν, εδώ, εδώ μιλείς για, το, για τη φράση ο Θεός έτσι, εάν γράψουμε με την αρχαϊκή γραμματοσυρά τη φράση Συγνώμη, συγνώμη Και ο Αντίχριστος λέει 2021 βγαίνει ή είναι λάθος Όχι, 1911, 1911. Με το άρθρο, χωρίς το άρθρο Ωραία. 1841 Αλλά ο Ιωάννης σε όλη την αποκάλυψη δεν mm. αναφέρει το όνομα Αντίχριστος Αναφέρει το φράση Το θηρίον Και μιλάει, μιλάει για δύο θηρία το εκ, Της ξηρά, αναβαίνουν που είναι το μέγα θηρίον mm -hmm. Και το εκ της θαλάσσης όχι ανάποδα, ανάποδα, συγγνώμη. Το εκ τη θαλάσση αναβαίνουν θηρίων που είναι το μεγα θηρίων και το εκ τη ξηρά που είναι το πιο, το πιο μικρό, το υπροδιέστερο. Ναι. Δηλαδή που αυτό ε, είναι το αποκαλεί ψευδοπροφίτη. Το αποκαλούν κάποιοι ερμηνευτέ ψευδοπροφίτη. Ε, ψευδο προ... ψευδο ψευδοπροφίτη. Ψευδο Α, τον Άννα. Αποκαλούν... Νομίζω και ο Ιωάννη ότι το αποκαλεί έτσι. Ναι. Αλλά εάν, εάν, εάν συναρρυθμίσουμε τη φράση το μεγα θηρίων, θα καταλήξουμε ακριβώ στον αριθμό 666. Το, το μέγα ΜΕΓΑ Θηρίων. θηρίων. Τρει λέξει. Το άρθρο το έχει το 370, ΜΕΓΑ έχει το 49 και Θηρίων, θηρίων. έχει το 247. Η Μας. πρόσθεση σε αυτών των τριών αριθμών είναι μία από τι πάρα πολλέ διαμερίσει του αριθμού 666. Έτσι, και κάνει ακριβώ 666. Γιατί όταν μιλάμε για μία διαμερίση ενό αριθμού, μιλάμε ότι τα μέρη, κάποια μέρη του αριθμού αθρίζουν τον αριθμό. Ναι. Και ο αριθμό 10, για παράδειγμα, έχει 42 διαμερίσει. Ποια είναι μία από αυτέ, 7 και 3. Ναι. Άλλη μία, 5 και 5. Άλλη μία, 10 μονάδε, 1 και 1 και 1 και 1 και 1, και, και άλλη 5 άση. Ναι. Και η τελευταία, ποια είναι, 10 και 0. Όλε μαζί είναι 42. Αλλά μία από αυτέ είναι η τετρακτή. 1 oh. και 2 και 3 και 4. Όχι, oh, yeah, πάμε. Η πρώτη πιθαγόρια στο τετρακτή. Γιατί η δεύτερη τετρακτή είναι το 36. Που είναι 1 και 2 και 3 και 4 και 5 και 6 και 7 και 8. Και είναι μία από τι διαμερίσεις του 36. Αλλά ο Παρθενών, πόσου εξωτερικού κύονα έχει. 46. 46. Το άθροισμα των 2 τετρακτήων, 36 και 10, είναι το 46. Τι άλλο είναι 46? Τα χρωμοσώματα του ανθρώπου. Είναι 23 ζεύγοι. 23 επί 2, κάνει 46. Γι' αυτό, αν γράψουμε τη φράση «Η που αναφέραμε προηγουμένως, έχει τον αριθμό 23. Δηλώνει, ο λόγος ότι γνωρίζει ότι σε αυτό το πλανήτη κατοικούν οι άνθρωποι που έχουν 23 ζεύγοι χρωμοσώματων, αλλά το πιο σημαντικό απ' όλα για τη φράση «Η που βγάζει το 23 είναι το γεγονός ότι από κάποιο ουράνιο σώμα το οποίο πλησίασε τον πλανήτη μας ναι. από τις ελκτικές δυνάμεις που αναπτύχθηκαν ή από κάτι που χτύπησε τον πλανήτη μας ένα από αυτά τα δύο μόνο μπορεί να έχει συμβεί αυτό που συνέβη ο άξιον περιστροφής του πλανήτου μας έγιρε κατά 23 μοίρες από την κατακόρυφον έχουμε... πόσο λόγος γνωρίζει την μετάπτωση ενεργο... που λέμε ε, ακριβώς, η ενεργοποι... ενεργοποιούμενη μονο μπορει να εχει συμβει αυτο που συνεβη ο yeah, άξονας περιστροφης του πλανήτη μας εγιρε κατα 23 μοιρες απο την κατακορυφον ποσο έχει το άρθρο. Πήγε στις 23 μοίρες και δεν πήγε στις 24 ούτε στις 22. Ναι. Αυτό είναι ένα φαινόμενο που ναι. ας έρθουν οι επιστήμενες να του εξηγήσουν. Ναι. Μπορούν. Η γεία βγάζει 23. Αν ψάξουμε στο διαδίκτυο οι μοίρες που κλείνει ο άξονα περιστροφής της, της γης είναι 23 από τον κατακόλυφο άξονα. Τρομερό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Να μου λες για το Jesus που είναι το 888. 888. Αυτή είναι η κεντρική λέξη ή η λέξη Χριστό. Είναι ο και χρησμένο. Αυτό που έχει λάβει το χρήσμα. το χρήσμα. Δεν ήταν το όνομά του Ιησούς Χριστός. Χριστό. Ο τίτλο τη ιδιότητό του είναι ο, ήταν... ο χρησμένο να θεραπεύει. Ακριβώ. Ο και χρησμένο θεράπων. Αυτό ναι. που εχθρίστη από κάποιου επειδή θεραπεύει. Ναι. Επειδή θεραπεύει και επειδή θεραπεύει. Όμω, αυτή ήταν η ιδιότητά του. Το όνομά του ήταν Εμμανουήλ. Το όνομα Εμμανουήλ. Εγώ, ημί φως είναι αυτό θα πει. Το όνομα Εμμανουήλ θα πει Ο Θεό με θυμών. Ναι. Ο Θεό μαζί μα, ο Θεό μέσα μα. Ναι. Και έχει τον αριθμό 644. Και ισοψηφή με ποια φράση κλειδί. Με 640... τη φράση 644. 4. Με ποια φράση κλειδί ισοψηφίζει. Με τη φράση. Η... Όχι η θεία τριά, η αγία τριά. Άλλο η θεία τριά. Συγγνώμη, η... ανάποδα το είπα. Η θεία τριάς. Άλλο η θεία τριάς και, άλλο και άλλο η αγία, η αγία τριάς. Έτσι. Ο Θεό είναι Άγιο. Ο Άγιο ναι. δεν είναι κατά ανάγκη Θεό. Σωστό. Άρα το ανώτατο είναι η θεία τριάς. Ναι. Έχουμε λοιπόν τη λέξη τριά, το άρθρο και τη λέξη. Φίτα, έψιλον, γιώτα, άλφα, θεία εγγραφεί α, Θία. Το ήττα είναι το 8, το θεία είναι 25 και το τριάς είναι 611. Ναι. Αν τα προσθέσουμε όλα αυτά, βγαίνει το 644. Η θεία τριάς και όχι η αγία τριά. Ναι. Γιατί είπαμε ότι ναι, μεν υπάρχει ισοψηφία θεό, ισονάγιο, ισον αγαθό, ισον 284, ισον ιερά μονή, ισον οικολογία. Όλα αυτά έχουν το 284. Τα λεκτικά. Mm -hmm. Αλλά ο Θεό είναι σίγουρα Άγιο, αλλά ο Άγιο δεν, να δεν μπορεί να μπορεί να είναι για και Θεό. Δεν ισχύει το αντίστροφο. Αυτό που λέει φίλες, διά, Ρόδο, ο φίλο μου εδώ, ο Κώστα Χριστό, ίσον φωτόνιο, ίσον ξέρω εγώ, 1480 έχει σχέση. Ναι, ναι. Οι λέξει Χριστό έχει τον αριθμό 1480. Ισού ναι. έχει το 888. Ναι. Άρα ολόκληρο το πλήρε το όνομα Ισού Χριστό έχει το 2368. Ναι. Και ισοψηφεί με τη φράση Εστί γάμα φωτόνιων. Δηλαδή στην ανάληψη. Πέρασε στην κατάσταση των γάμμα φωτωνίων. φωτωνίων. Τα γάμμα φωτόνια είναι αόρατα φωτόνια. Δεν μπορούμε να τα δούμε. Γιατί έχουν υψηλή συχνότητα και πολύ υψηλή ενέργεια. Και είναι και άκρο καρκινογόνα. Και να θυμίσουμε εδώ στου φίλου. Ε... Η χειρότερη ακτινοβολία που υπάρχει δηλαδή ναι. είναι η ακτινοβολία γάμμα. Φωτονίων γάμμα. Αν τα κινητά είχαν ακτινέ γάμα αντί για τα μικροκύματα που έχουν, θα, θα είχαμε φύγει όλοι προπολού. <coughs> πολύ προπολού. Εγώ θέλω να θυμίσω γιατί θυμάμαι τώρα με τη ροή τη συζήτηση που είχαμε πάει στο Άργο. Στι μετά πήγαμε στο σπίτι μέσα. Αλλά η λέξη φωτόνιον ναι. έχει το 1850. Έτσι. 1850. Ναι, εάν κόψουμε και το γράψουμε σαν φωτόνιο που είναι λάθος θα έχουμε το 1800 Το Χριστός έχει 1480. Αλλά δεν είσαι ψηφί με τη λέξη φωτόνιο. Ούτε με τη λέξη φωτόνιο. Ναι. Για να το εξήγουμε, γιατί θέλει απάντηση ο φίλο. Λοιπόν, yeah. θυμάσαι που είχαμε πάει στο στο, σπήλαιο, στο Άργος Άργο. Ε του πάνω όπως είναι εκεί και μέσα το έχουνε κάνει η εκκλησία ναι, ναι, το σπηλείο ναι, ναι. και έχει εικόνες και πήγαμε στο βάθος δεξιά που έχει μία εικόνα το έχεις αναλύσει εσύ που δείχνει την ακτίνα που έρχεται από πάνω και χτυπάει το θηρίο Θυμάσαι. Ναι, ναι, ναι, στο τη... στο Άργο, μέσα στο σπήλαιο που θα πάμε βολτα Μια φορά ναι. είχαμε πάει μόνο εκεί. Εκεί, ναι, μια φορά Δεν Πρέπει να ήταν άνοιξη. Ναι, είχαμε ναι, πάει πυραμίδα ναι, ναι, και σπήλαιο ναι. Και το είχαν ανάλυση εικόνα. Είναι πολλά χρόνια πριν. Ο, πολλά, πάρα πολλά. Από τα μέσα τη του 2000. Και είχε πει ότι αυτή είναι η μοναδική εικόνα. Εκεί είναι η μοναδική εικόνα που υπάρχει και είναι α πούμε καταγεγραμμένο, δηλαδή φαίνεται αυτή η δέσμη φωτό όπου χτυπάει το θυρήον. Και είναι στο σπήλιο, στο άργο σκολοδο. Και εδώ πρέπει να πούμε και το εξή, γιατί έφηξε ένα πολύ σημαντικό θέμα, θέ, θέμα πριν προηγούμενο. Καταρχήν για να κάνουμε τη συμβολική αποκωδικοποίηση τη φράση ο Θεό, όταν γιατί δεν το ολοκληρώσαμε, γιατί πηγαίνουμε ένα πρόγραμμα. Καλούμαστε, έχουμε ναι. χωρί. Από πούμε ότι θα πάμε να επανέλθουμε λίγο να πούμε κάτι για το όνομα Εμανού. Δεν ναι, να είναι σημαντικό ναι, αυτό. Ναι, ναι. Ε, γιατί δεν το ολοκληρωσαμε. Είπαμε ότι έχει ισοψηφία η Θεία Τρεισων Εμπολίσων 644, γιατί ναι. ο Εμανουρίλ είναι το δεύτερο πρόσωπο τη Θεία Τρειδο. Ναι. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η ισοψηφία. Σωστό. Και αν βγάλουμε το 644 από το 1310, γιατί το όνομα άνθρωπο, ο καθένα από εμά εδώ έχει διαφορετικό όνομα. Αλλά έχουμε και ένα κοινό όνομα. Το όνομα άνθρωπο. Το όνομα άνθρωπο έχει δύο πολύ σημαντικά φωνή. Τα έχει βεβαίω και το όμικρον. Για να δείξει τον περιορισμό, γιατί το όμικρον είναι περιορισμένο χώρο. Περιορισμένο χώρο και, και όχι. Γι' αυτό λέγεται το όμικρον. Είναι... Ενώ το ωμέγα είναι άπειρο χώρο. Ω. Ακριβώ. Έχει ναι. όμω το α και το ωμέγα. Το πρώτον και το 7ο φωνή. Σωστό. Και έχει και το όμικρον μέσα. Ναι. Για να δείξει ότι το. Απεπερασμένων όντων του ανθρώπου, το όντων του ανθρώπου είναι πεπερασμένων. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, εάν πάρουμε τη λέξη άνθρωπος, ο αριθμό της είναι 1310. Ο κάθε ένα από εμά έχει το όνομα άνθρωπος ως κοινόν όνομα. Έτσι. Είναι μάλλον η ιδιότητα, πώ θα το πω τώρα αλλιώς. Εάν, αυτό δεν είναι. Εάν αφαιρέσουμε, και αυτό είναι, εάν αφαιρέσουμε το 644 από το 1310, γιατί Εμμανουλή σημαίνει ο Θεός... Με θυμώνω, ο Θεός μαζί μας, ο Θεό μέσα μας. Ναι. Εάν αφαιρέσουμε το 644 από το 1310 που είναι άνθρωπος, αυτό που θα προκύψει είναι ακριβώς 666. Α, το... 666 και 644 κάνει 1310. Ναι. Άρα 1310 μείον 644 κάνει 666. Μωρίς. Άρα το θηρίον είμαι θα εμείς μου φαίνεται. Άμα γράψουμε τη φράση «το μέγα θηρίον Εμμανουήλ» Η ισοψηφία αυτό με τη, με, τη, με τη λέξη άνθρωπος. 1310. Αλλά το μεγαθύριο μπορεί να γίνει το Μεγαθύριον. Το Μεγαθύριον. Όχι, έχω πάθει να πω, Λοιπόν, κάτι να ρωτήσω, τώρα το ξέχασα βέβαια, <κυρίζει> γιατί με παρασύρουν εδώ βλέπω, διαβάζω και λοιπά, μπορεί να τα κάνω, δεν πατακνώ. ο ολοκληρώσαμε και με τη φράση Ο Θεό, στην αρχαϊκή σειρά άμα κάνουμε αυτό που λέγεται reverse engineering, δηλαδή αντίστροφη μηχανική, ναι. από τη φράση Ο Θεό θα κατασκευάσουμε το μείον άπειρον κόμμα συνάπειρων. Αυτό όμω τι είναι. Είναι η ευθεία των πραγματικών αριθμών. Αλλά είναι και ο ορισμό του θείου. Όντω δεν έχει αρχή, δεν έχει τέλο. Είναι άναρχο. Α θυμίστηκα τώρα την ετοιμολογία τη Ελληνική Γλώσσα. Το έδειξα ότι η ελληνική γλώσσα έχει και συμβολική κωδικοποίηση. Σουσώ. Στη συγκεκριμένη γραμματοσυρά. Ναι, ναι. ναι. Την αρχαϊκή. Μα έκανε σαν τετραγωνάκια εκεί και λάλισε το άτομο. Βγήκε μείον άπειρον κόμμα συνάππρων. Ναι. Και από το μείον άπειρον κόμμα συνάππρων θα πα, αν τα ενώσει καταλήλω, θα πα στη φράση ο Θεό. Ο Θεό. Τι αριθμό έχει η φράση ο Θεό, 354. Ναι. Γιατί Θεό είναι 2,84, ομικρό είναι 70. 70 και 2,84 κάνει 3,54. Το οποίο είναι 1 στην Τετάρτη και 2 στην Τετάρτη και 3 στην Τετάρτη. Και 4 στην Τετάρτη. Το 1 στην Τετάρτη είναι 1 επί 1, επί 1 επί 1 που κάνει 1. Το 2 στην Τετάρτη είναι 2 επί 2 επί 2 επί 2 που κάνει 16. Το 3 στην Τετάρτη είναι 81 ναι, γιατί ναι. είναι 3 επί 3 επίση. 3 Και το 4 στην Τετάρτη είναι 4 επί 4 16 επί άλλων 16 που κάνει 256. Λοιπόν, έχω ακούσει. Εδώ... Αλλά 354 είναι 3 και 5 και 4 τι κάνει. 12. 12. Ένα και δύο. 3. Yeah. Να γιατί ο Θεό είναι τριαδικό. Τριαδικό. Μονοελεκτικά θα απαντήσει όμω το ρωτάω, επειδή μα τη λέξετε έω τώρα. Οι αρχαίοι ήταν μονοθεϊστέ ή πολυθεϊστέ, Οι μεγάλοι φιλόσοφοι ομιλούν για το Θείον. Να. Όταν μιλεί για το Θείον, μιλά για ένα. Να. Είναι το Θείον. Εν το όν που λέμε. Εν, Εν το, το παν. παν οι πιθαγόροι Και γράφει. Εν είναι και βγαίνει 131. Γράφει τη λέξη παν και βγαίνει πάλι 131. Άρα είναι και απάντηση. Άρα ο πιθαγόρα το αποδεικνύει. Να. Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι όμω αυτό. Είναι ότι. Είναι και το άλλο. Υπάρχει μια επιστήμη η οποία λέγεται κοσμολογία. Ναι. Τι ψάχνει αυτή η επιστήμη, τι αναζητεί. Την πρώτη αιτία της κοσμικής δημιουργίας του σύμπαντος. Ποια είναι αυτή. Ναι. Το ίδιο το θείον. Το θείον. Δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο. Και γράφει τώρα εσύ. Το θείον. Η λέξη θείον έχει το 144. Το άρθρον τάφτον όμικρον το το έχει 370. 370 και 144 κάνει 514 ακριβώς. Η λέξη κοσμολογία δίνει πάλι λεξάριθμο το 514. Άρα οι κοσμολόγοι πρέπει πολύ καλά να εννοήσουν Ότι δεν πρέπει να ψάχνουν κάτι άλλο Αλλά μόνο το θείο Γι' αυτό και η γωνία κορυφής των τριγωνικών αετομάτων Που είναι ισοσκελή τριγωνικά τα αετώματα, yeah. Είναι 144 μοιρών Διότι αντιστοιχεί στο όνομα θείο Το οποίο λατρεύεται εντό του ναού Εγώ μετά από αυτό θα πάω να δω power of love Να συνέθω να γαλάρω στο κοστάκι ε. Εντάξει είσαι Ευτυχώς αγόρι μου που αύριο είσαι ρεπό. Ε, δεν θα πήγαινε στη δουλειά Σε βλέπω εγώ τώρα ε? Το έχει σκάψει ε, Έχω μάρτυρα εδώ από τη φίλη <laughs> Λοιπόν ετοιμολογικός Νομίζω <laughs> το, το, το, το Εμμανουήλ ο Είναι ο, ο, ο, τρεις ο. λέξεις ναι. Είναι η ημί, νους και ηλί Ναι είναι το φως Το φως ναι. Άρα εγώ είμαι ο νους, δηλαδή. νους Εγώ είμαι το φως νους. Ακριβώς Αλλά δεν είπε και εγώ είμαι ο αμνός του Θεού ναι. Το αμνός με ένα γραμματισμό τι γίνεται Μονάς, μονάς. Γίνεται και Σάμον Ο πιθαγόρα από την Σάμον ναι. Ομίλησε περί Της θεία ιδιότητας της μονάδος Όταν αναρωτήθηκε από τους μαθητάς του Τι εστί θεός Απήντισε η μονάς Και έρχεται ο Τέσλα και τι σου λέει Όταν καταλάβετε Τη σημασία των αριθμών 3 και 6 και 9 Θα καταλάβετε το μεγαλείο της, σκέψεως, της του Της και τη δημιουργία του Θεού. Και πράγματι άμα γράψει τη φράση «Η μονά, ποιον αριθμό θα πάρει, Το 369. Ε, που η Μονάς είναι 369. Η η με το άρθρον. Είναι, είναι εργοποιημένη μονάς δηλαδή, επειδή έχει το άρθρον. Είναι το 369. Αν αφαιρέσεις το άρθρον που είναι 8, θα καταλήξεις στο 361. 3 και 6 και ένα όμως τι σου κάνει? Το 10. Το 1 και το 0 σε, σε οδηγεί στο 1. Μα και, και το 0 δεν είναι σύνθετη λέξη, είναι μη και δεν ή μηδέν. Δε ναι, είναι, βεβαίω είναι. Δηλαδή Έτσι. Έτσι. Μιλά δεν τώρα... είναι ούτε ένα. Εμεί μιλάμε για το εν εδώ πέρα. Α. η λέξει εν έχει 55 λεξάριθμο, το ε είναι 5 και το ν είναι 50. Ναι. 5 και 5 μα κάνει 10 και από το εν και το 0 καταλήγει στη μονάδα. Σωστό. Άρα το εν ολογράφο αριθμητικός γίνεται μονά. Η λέξη μονά, ολογράφος που κάνει 361 λεξαριθμικά, σε πηγαίνει το 3 και 6 και τη μονάδα που είναι το 10. Και σε πάει εν και 0 πάλι στο 1. Γράφει τη λέξη Α το πρώτο γράμμα και σε πάει στο 532. 5 και 3 και 2 κάνει πάλι 10. Και από εκεί παίρνει τη μονάδα πάλι. Η μονά, λέει ο Κώστα, από το. Τι έχουν πράξει τα άτομα να 361... πούνε. Από τη Ρόδο λέει: Η μονά σων καλή ροή ή καλή ροή σων 369. Ή μονά. Ναι, μελάω. Ναι, βεβαίω. Άρα η μονα αρα η οποία έχει καλή ροή, δηλαδή συνδέεται. Εγώ προσπαθώ να το βγάλω. Ναι, πολύ σωστό αυτό που λε. Και πρέπει, να έχει. Ναι. και πρέπει να έχει Για να είναι εναρμονισμένη Γιατί η λέξη σαρμονία αρμονία έχει τον αριθμό 272 Και πού καταλήγει ο αριθμός 272 Με πρόσθεση των τριών ψηφίων Στο 11, στις δύο μονάδες ναι. Αλλά ο αριθμός 11 Κρύβει μεγάλα μυστικά για τη μουσική σύνθεση Ελάχιστοι το γνωρίζουν αυτό ναι. Μπορούμε με μαθηματικά να δημιουργήσουμε μουσική Απ' τώρα θυμηθήκα Πόσα φτιάξει <laughs> Τρία έχω φτιάξει CD. Αλλά θέλω να φτιάξω και ένα καινούριο. Με, με μαθηματικού τύπου έχει φτιάξει CD με ήχους τύπου Γιάννη και τύπου Βαγγέλη και τύπου τέτοια, τέτοιο ήχο. δεν δε, δε, είναι και μουσική. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, το Θεό το πάμε. Πάμε τώρα στο άλλο. Στο 1310 με τη γενετική άλυσο. Αυτό. Λοιπόν, πες την πρώτη λέξη. Φύσεις γράψτε φύσεις 1310. 1310. παίρνει. Σημό. 1310. Περίμενα να το γράψουμε. Ναι. Φύση. 1310. Χυμό. Πάλι το ίδιο. 1310. 1310. Άνθρωπο. Το ίδιο. Άνθρωπος 1310. Η γενετική άλυσος, Το DNA δηλαδή. Άλυσος γεν... γράφεται με ένα σίγμα. Προσοχή. Όχι με δύο. Ναι. Ή η γενετική άλυσος και το γενετική γράφεται με ένα νι. Ναι. Η γέ, γέννηση γράφεται με δύο νι. Η γέννηση και η γενετική γράφεται με ένα νι. Ναι. ναι. Η γενετική άλυσος είναι. 1302. Χωρί το άρθρον. Η γενετική άλλησο είναι. 1302. Ναι. Με το άρθρο το ΙΤΑ που είναι 8 είναι 1310. Ωραία. Και η άλλη λέξη είναι. Είναι πολλέ. Γράφει τη λέξη Αριστοκράτη. Είναι... Όχι, είχε πει και τη λέξη Σύση. 1310. Αριστοκράτη. 1310. Τα γράφουν εδώ. 1310. Ναι, βεβαίω. Όλε αυτέ. Άρα, διακόπωση και κόμωση ναι. είναι 1380. Ναι. Και ισοψηφούν με τα έναρθρα. Ο άνθρωπο. Πάλι, ο άνθρωπο. Ναι. Ο άνθρωπο είναι 70 και 1310 που είναι κόμωση. Ναι ο άνθρωπος είναι και κόποσης. Γιατί τα δύο μη γίνονται ίσα με το γράμμα π που είναι το 80. Το ναι. κάθε μη είναι 40. Ναι. Δηλαδή βλέπουμε μια κατάσταση καλής, πολύ καλής μαθηματικής αναλύσεως εδώ όσον αφορά γιατί η ορθογραφία έχει σημασία. Γιατί η λέξη ορθογραφία ναι. ισοψηφεί με τη λέξη παραδοχή. Παραδεχόμεθα ότι η ορθογραφία είναι αυτή είναι δηλαδή Γιατί σωστή, το αποτέλεσμα που παράγει αποτέλεσμα Πρέπει από παράγει, να είναι το σωστό Δείχνει λογική, δείχνει νόηση, δείχνει νοημοσύνη ε, Νομίζω ότι συμπληρώνει ο στάθη σωστό Και τη λέξη σπέρμα Σε αυτή τη σειρά των ε... 426 είναι αυτό ναι. ναι 426 Στάθη μου το πέ Λοιπόν, εδώ έχουν γίνει όλοι οι Λεξαρθμίστα τώρα ξέρεις ε? Αυτό είναι πολύ καλό ε, Βέβαια Λοιπόν, άρα Για πέντε, να όλες, να... πέντε <φέρει> φράσεις που έχουν σχέση μεταξύ τους νοητική αλλά τα γράμματα φαίνονται αλλού πολλά, αλλού λίγα το αποτέλεσμα έχει τον ίδιο λεξάρτημο Εάν γράψεις τη, τη φράση «ο άνδρας» θα σου δώσει πάλι το 426 Τυχαίων Τη λέξη «ο άνδρας» τη φράση ναι. Αλλά όταν βάλει το όμικρο, τι κάνει, τον ενεργοποιεί. Γι' αυτό σου δίνει το 426 Λοιπόν, ε, πες μου, μου στείλε να σήλωσε ένα μήνυμα στο κινητό αν θες να πω στον αέρα αυτό που μου γράφεις για να απαντήσει Αλλιώς δεν μπορώ να το κάνω το άδερφε Λοιπόν, ε, τι θέλω να πω, ε, τι άλλο είχαμε να πούμε Είπαμε ο Θεός, είπαμε γενετική άλυστος και άλλο ένα είχαμε να πούμε το για, το για το φόβο για το φόβο, το δορυφόρο το του Άριος, που το έκανε Άρης, σε ένα έχει, στο ολιασμός. Ναι, ο Άριος έχει δύο δορυφόρου. των ναι. φόβων και των δήμων. Το δήμο, με ε Βεβαίω, όχι μήντα. Σωστό. Το όνομα φόβος έχει τον αριθμό 842. 8 και 4 και 2 κάνει 14. 1 και 4, 5. Σε ποια θέση, αφού μετράμε από τον ήλιο, είπαμε ότι η γη μας είναι στο 4 και η σελήνη. Ναι, ναι. Άρα ο Άριος που είναι στο 5. Ναι. Τυχαίων είναι που... Ο πειθημενικό αριθμό από το όνομα Φόβο είναι το 5. Όχι. Ο πειθημενικό αριθμό από το όνομα Δήμο με ΕΨΥΛΟΝΙΟΤΑ που δίνει 329, το όνομα Δήμο, που είναι ο άλλο δορυφόρο, είναι πάλι το 5. Γιατί? 3 και 2, 5 και 9, 14. 1 και 4. 5. Πάλι 5. Και λέει ο Δησέα από ο σκληρό μου χτύπησε και πάω να τον αναβαθμίσω. Χαουράκι μου. βέβαια, πρέπει να πάρει τον I9 τώρα. Έχει βγει ο I9, ο 8, δεν ξέρω, ο I10. Ο έχει... πάει για τσιγάρο, κάνει ένα break. Να του δώσουμε το, αυτό μπορεί άλλο να θέλει να πάει και για κατούρημα. Να βάλουμε λίγο Αφροντάιτε το θηρίον. Διότι, εσύ, σε Αυτό ήταν ένα κομμάτι το Beast, το θηρίο και ο Office από το Rock Opera 666 αποκάλυψε το Άνου από το 1913 και φάλουν 13 για τα γάμμα δηλαδή το γιοτα είναι 13 Στίχη 1 έως 18. Παραγωγή 1971 αδερφέ Ελευθέρειε Κώστας Φέρης Παπαθανασίου Σιδεράς Ρούσος. Λοιπόν, να πάμε στην, στο μήνυμα που μας ήρθε από την Αγγλία από το φίλο μας τον Παναγιώτη και λέει το εξής. Από τον 1453. Παναγιώτης είναι 1453. Λοιπόν, ο 1453. Λοιπόν, ρωτάει και εγώ επειδή είμαι ευγενικό άτομο είδες το ρώτησα αν θέλει να το μεταφέρουμε στον αέρα. Αν δεν θέλει και μου λέει, ναι, πε το. Λέει, γεια σου Γιώργο, πολύ καλό Ελευθέρη, αλλά οι διατυπώσει του περι Θεού είναι αυθαίρετε και δεν πηγάζουν από πουθενά. Περιμένε, περιμένε. Έτσι, δηλαδή δεν πηγάζουν από πουθενά. Είναι δύο αρνήσει, άρα από κάπου πηγάζουν. Είναι μία κατάφαση. Ωραία, μισό. Να του απαντήσουμε και αυτούνού και Παράσεις όλων των φίλων δηλαδή, που μα δηλαδή, ακούνε. Και ακόμα ότι τα περι Θεού είναι αυθαίρετα γενικώ. Δεν νοείται, λέει, μαθηματική και φυσική. Να πιστεύουν σε θεού και δαίμονες. Να το πει και αυτό. Βεβαίως. Οπότε ρε, απαντάς ρε, σε όλα. όλο. με τον Παναγιώτη πολύ που μα έκανε αυτή την. <coughs> και είναι και η αιτία. την παρέμβαση, τη συζήτηση που κάνουμε. Γιατί θα βγουν πράγματα στην εκπομπή σήμερα τα οποία είναι καταπληκτικά. Ναι. Πρώτον, πρώτον ένα από του μεγαλύτερου επιστήμονε τη προτασιακή λογική, ο πρώτο που έθεσε τι βάσει ήταν ο Αριστοτέλης. Ένα στη σύγχρονη εποχή, ο οποίο πέθανε. Και εγώ για να διευκρινίσω, θεωρώ, ε... επειδή ξέρω πώ έπτυξε, ότι δεν μιλά τον... περιπίστεω, ναι. μιλά ετοιμολογικώ. Ναι, βέβαια. Εγώ, να... δεν, εγώ δεν υποχρεώνω κάποιον να πιστέψει. Ναι. Ούτε Εσύ μιλά ετοιμολογικά. Εγώ εξετάζω ναι. τι αριθμητικέ αξίε κάποιων ονομάτων. Προ τον Παναγιώτη και στου ναι. φίλου του. Προ όλου. Μην παρεξηγηθώ ναι. ότι ναι. προσπαθώ. Δεν μιλά θρησκευτικά ούτε δογματικά. Λίμονο είσαι από του λίγου μη δογματικού. Και οι μεν και οι δε με Σα ναι. λέω, ένα είναι μόνο που δεν είναι αιρετικό. Αυτό που κατέχει την απόλυτη γνώση, ο Θεό. Όλοι οι άλλοι είμαστε αιρετικοί. Έτσι. Σωστά. Λοιπόν, οπότε μην παρεξηγούμεθα. Αλλά εδώ πρέπει να πάω το εξή. Έλα πιο κοντά να σε ακούνε, γιατί λες Ο μεγαλύτερο καθηγητή τη προτασιακή λογική του 20ου αιώνα ήταν ο Κέρτ Γκέντελ. Όσοι αμφιβάλλουν περί της αρχής του Θεού, γιατί αυτό ήταν πολύ μεγάλο επιστήμον, ναι. και επειδή είχε καταλάβει πόσο μεγάλο επιστήμον ήταν αυτό ο Άλμπερτ Αϊνστάιν, ο ναι. Αλβέρτο Αϊνστάιν, τον τον ίδιο. Ναι. Στο Princeton University, στο Πανεπιστήμιο Princeton, γιατί φοβόταν ότι θα τον δηλητηριάσουν και δεν έτροχε. Δεν έτρωγε. Α, και τώρα είχε συγκεκριμένα και από. τον τάει ο ίδιο ο τον εμπιστευόταν τον Αϊϊϊστάιν. Μην το πάει κανένα τον δηλητηριάσει. Είχε βάλει τη λογική κάτω και είχε, και, είχε δει, και είχε πει ότι αν δεν φάω, κάποτε θα πεθάνω. Ναι. Από ασυντία θα πεθάνω, έτσι. Αλλιώ, αν φάω και με δηλητηριάσουν, πάλι θα πεθάνω. Θα πεθάνω. Οπότε, ο άνθρωπο αυτό, έτσι, μην τον ναι. είναι. Πολύ μεγάλη μορφή στην προτασιακή λογική και στη συμβολική λογική. Ναι. Και, απέδειξε, και ναι. απέδειξε με τη λογική, κανονικά επιστημονικά δηλαδή, απέδειξε την αρχή του Θεού. Υπάρχει η απόδειξη του Γκέντελ, μπορούν να τη βρουν ενδιαφέρονται, να δουν τα περί Θεού αν ασχολούνται επιστήμονε ή αν δεν ασχολούνται. Όταν ο Γκέντελ έχει αποδείξει την αρχή του Θεού επιστημονικά, εμεί δεν μπορούμε να αμφιβάλλουμε. Μιλάμε ότι ο Γκέντελ είναι το τέρα τη προτασιακή και συμβολική λογική. Θα πάμε εμεί να αμφιβάλλουμε. Αυτό έχει δώσει απόδειξη περί τη αρχή του Θεού. Και ο Θεό Άρχη. Δεν πρέπει να λέμε υπάρχει. Γιατί αν πούμε ότι ο Θεό υπάρχει, τον βάζουμε υπό την αρχή. Είναι δημιούργημα, είναι κτίσμα. Ναι, είναι δεν Μπορεί ο Θεό να είναι κτίσμα. Και παράγεται από το Θεό, το ρήμα, που σημαίνει κινούμε ανάω με πολύ μεγάλε ταχύτητε. Τρέχω δηλαδή διαρκώ. Ναι. Με τεράστιε ταχύτητε. Ναι, ναι. Πόσο μεγάλε, δεν γνωρίζουμε. Αυτό ναι. Πάντω υπάρχει απόδειξη προτασιακή λογική του Κέρτ Γκέντελ. Για την αρχή του Θεού. Είναι μαθηματική αυτή η απόδειξη. Δεν είναι αστεία. Έτσι. <laughs> και όποιο θέλει μπορεί να την βρει. Υπάρχει, είναι δημοσιευμένη. Θα την εννοήσει, θα προσπαθήσει, θα μελετήσει η λογική θα την εννοήσει. Κάποια στιγμή. Και θα δει τι απόδειξης είναι. Ωραία. Λοιπόν, θα κάνουμε το εξή. Γιατί εδώ γίνεται ο καμπό. Γιατί αυτό μα είπε ο φίλο Παναγιώτη. Πρέπει να πούμε και εμεί να απαντήσουμε επιστημονικά. Ότι. Ότι αυτό και αυτό. Ο έχει δώσει απόδειξη. Τι σχέση έχει αυτό τώρα με τον Λέει εδώ κάποιο. Πώ εξηγούνται αριθμολογικά οι λέξει αλάτι, θιάφι και υδράγυρο. Ε, εξηγούνται ε, ε, αριθμολογικά. Δεν το καταλαβαίνω. Είναι θείο και ε, υδράγυρο. Είναι αλάτι. Οπότε είναι βρίσκουμε του αριθμού. Ναι, και μετά κάνουμε την ανάλυση των συσχετισμών για να δούμε πώ συσχετίζονται οι έννοιε του και με ποιε άλλε έννοιε συσχετίζονται. Λοιπόν, προτείνω το εξή. Τι, τι άλλο θέλουμε να πούμε έτσι τώρα, που να θίξει μια ελεύθερη κουβέντα που έχουμε σήμερα από το ένα στο άλλο. Αντιστοιχεί δηλαδή, δηλαδή, περισσότερο για την αποκάλυψη του Ιωάννου. Δεν τυχαίων ότι η αποκάλυψη έχει 22 κεφάλαια. Ναι. Και μέσα στι 9.500 περίπου λέξει που ναι. αναφέρονται, δεν ναι. αναφέρεται, είπαμε, η λέξη Αντίχρηστο. Εκεί. Ναι. Αναφέρεται μόνο η λέξη Θηρίων. Τα θηρία των Θηρίων κλπ. Ψηφοφοφοίτη ναι. και όλα αυτά. Το Αντίχρηστο είναι μετέπειτα αντιλήψη άλλων. Αντίχρηστο δεν υπάρχει μέσα εκεί. Ναι, ναι, ναι. Μπορούν να την ψάξουν να τη δουν. Αν τη δούνε, να μα το πούνε. Γιατί εγώ δεν την έχω δει. Σωστό. Και πολλοί άλλοι ερευνητέ. Εδώ ο κύριο Μινάση, ηγητή που έχει κάνει μαθηματική ανάλυση για την. Ε, αποκάλυψη του Ιωάννου ναι. και νομίζω στη διδακτορική του διατριβή την έχει κάνει αυτή την ανάλυση ναι. έχει κάνει πολύ μεγάλη εργασία για την αποκάλυψη του Ιωάννου ναι. Λοιπόν το θέμα είναι άλλο ε, Αμα γράψουμε, το... ναι, γράψουμε τη φράση Αποκάλυψη Ιωάννου Όχι αποκάλυψη Ιωάννη Αποκάλυψης Ιωάννου ναι. Αυτές οι δύο λέξεις Καταλήγουν προπιθμενικά στο 22. Γιατί από Ιωάννου το λεξαριθμικό άθρησμα είναι ο αριθμός 2.893. 2 και 8 και 9 και 3 κάνει 22. Λοιπόν, να ολοκληρώσεις τα περί φόβου του Ναι. του, ναι. του άρεσε. Λεωνίκος. Ναι, καταρχήν ε, εδώ στη, στη λέξη Φόβο είπαμε ότι έχει τον αριθμό 842. 8 και 4 και 2 κάνει 14. Και από το 1 και το 4 παίρνουμε το 5. Ναι. Και επίσης μετά πρέπει να πούμε πάλι για το όνομα Δήμος ότι είναι 329 3 και 2 και 9 είναι 14, 1 και 4, 5 <laughs> και το όνομα Άρης όταν το γράψουμε με γιώτα γιατί και το όνομα το, το, το πάρει, γράφεται και αυτό με γιώτα, γιώτα σίγμα, θα μας δώσει τον αριθμό 311 το όνομα Άρης με γιώτα. Άρα 3 και 1 και 1 θα μας δώσει το 5 κατευθείαν παίρνουμε το 5 που αυτό δείχνει Υψηλέ πιθανότητε να είχε και αυτό ο πλανήτη ζωή. Ο Άρης να είχε κάποτε ζωή. Και δεν είναι τυχαίο ότι ο κόκκινο πλανήτη και ο Θεό του πολέμου, γιατί έγινε πόλεμο κάποτε εκεί. Και καταστράφηκε η ζωή. Ναι, ναι, ναι. Από τεχνολογία που δεν γνωρίζουμε λοιπόν, πολλέ χιλιάδε χρόνια. Άκου τη προτείνω και ναι. θέλω να διευκρινίσω γιατί είχα ένα τηλέφωνο από την Αγγλία. Ναι. Ε, και επειδή πρέπει να φύγει, γιατί είσαι πρόβλημα σπίτι και πρέπει να είσαι νωρί, την ώρα είμαστε τρει τόσε στον αέρα, εγώ θα κάνω το εξή. Θα βάλω κολλητά μόλι τελειώσουμε. Επανάληψη στην εκπομπή της συγκεκριμένη. Ένα. Δεύτερον, θα μου πεις πότε είσαι πάλι εδώ, γιατί έχουμε κεφάλαια να πούμε. Είπαμε τώρα ότι ένα κεφάλαιο ολόκληρο είναι η λέξεις αμφίπολης Θα το κάνουμε στην επόμενη εκπομπή αυτό και όλοι καταλάβαμε ποιο είναι ο λόγο. Πότε θα σε πάλι εδώ να κάνουμε εκπομπή. Κυριακή, θα είσαι εδώ να το συνεχίσουμε. Θες. εάν θε, το κλείνουμε τώρα για να ξέρει ο κόσμο θα κάνει. Του άγνωστοι επισκέπτε. Ναι, μπορούμε να το συνεχίσουμε, αλλά για δύο ώρε. Για δύο ώρε. Την επόμενη Κυριακή. Άρα, την επόμενη Κυριακή, Ως έχει, αγαπητοί φίλοι, εδώ, Λευθέρη Αργυρόπουλο, άγνωστοι επισκέπτε, στον αλμπέτο14.com ή στο 576, στην εκπομπή 2339. Έτσι, για να συνοούμεθα. Ένα. Ναι. Ε, να διευκρινίσω ότι ο φίλο μα, ο Παναγιώτης Ατωνιού Κάστλ, δεν ήταν αυτό που μα έστειλε το μήνυμα περί τη λέξη ω κλπ. Είναι άλλος Παναγιώτης και με πει να το μιλήθηκα, και μιλήθηκε. Μιλήθηκε. Και στέλνουμε μια μεγάλη καλησπέρα γιατί ναι, είναι βεβαίως. αραγμένοι όλοι. Δεν ξέρω αν έχουν και αμφιθέατρο τα άτομα, Κώστα μου. Πενήντα άτομα, λέει είναι πακέτο, εκεί και έχουν αράξει και μας ακούνε και Παύλα σε Για ακούνε. Την ναι, ο Παναγιώτη από την Αγγλία. Το 50 είναι το άθροισμα των αριθμών όλων των εδρών των κανονικών πολυέδρων. Άρα 4, είναι 8, σε ένα 8, πολυέδρο 14, όλοι εκεί και με τον είναι στο ψυχογονικό κύβο. Γιατί όλα μαζί αυτά φτιάχνουν το ψυχογονικό κύβο. Και στο τέλο 5 και 0 πέρα. Πόσα είναι τα κανονικά στερεά, 5 είναι. είναι δυνατόν όλα αυτά τα πράγματα να είναι συμπτώσει. Να πούμε και τι είναι ο φόβο, έτσι, για να εννοήσουν όλοι. Πες το. Είναι, αν το πάρουμε σαν ακρόνημο, όπω λέμε, Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδο, για τον ναι, ΟΤΕ. Ναι. Δηλαδή, τα γράμματα αρχικά. Τα αρχικά σημαίνουν το εξή. Φανταστικών ον βάσει οργανωμένου σχεδίου. Ον νοητό. νοήτω. Αυτό είναι ο φόβο. Με κάλυψες, γιατί έχω κι άλλη ανάλυση εγώ, που είναι δική μου απολύτω, αλλά δεν είναι άγκη να την πω τώρα. Ο Δημήτρη Απτονάπλιο λέει, μάλλον δεν είναι στην Ελλάδα. Νίσο ερω... κράτο, ίσο 691. Νίσο κράτο, ίσο κάστρο. Γι' αυτό είναι και το κάστρο στο παλαμίδι, εκεί πλέον. 691. Ναι. Uh, μισό λεπτό. Λοιπόν, μάλλον δεν είναι την ερώτησή μου, δεν αποκλείεται. Προτάσεις που είναι σωστές και ικανοποιήσιμες βάσει κανόνων της προτασιακής λογικής έχουν λεξαριθμική συσχέτιση. είναι η ερώτηση. Εάν δεν το πιάσεις να το ξαναπώ. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Έχουν. Έχουν. έχουν. Μα την τη προτασιακή λογική χρησιμοποιώ κατά μεγάλο ποσοστό για να καταλήξω σε ανακαλύψει. Πάνω στι ισοψηφίε. Μία άλλη καταπληκτική ισοψηφία είναι ο εγκέφαλο ναι. ίσον η νοημοσύνη. Ναι. Χωρί το όργανο του εγκέφαλου και μάλιστα νοημοσύνη δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, αλλά έχουμε το άρθρο εδώ και στα δύο. Δηλαδή, ενεργοποιούμε ο εγκέφαλο μετά του άρθρου, παράγει την νοημοσύνη. Σωστό. Και ο αριθμό είναι 904 και στα δύο. Ναι, Παρά άρθρα. Πώ ενεργοποιείται ο εγκέφαλο σαν τη διότι όλοι έχουμε εγκέφαλο, αλλά νοημοσύνη αυτό δεν είναι ένα θέμα, θέμα εκπομπή. Είναι το θέμα το εκπομπών, το εκπομπών και σε Τέλος μάγκα το σε κλείσαμε να. Λοιπόν Να δώσεις μια εξήγηση αν μπορείς Για του 144.000 που αναφέρει τον αριθμό στην αποκάλυψη Που θα σωθούν εφόσον και αν και ίσω και διότι και επειδή. Λοιπόν εδώ, εδώ θα πάμε στον αριθμό 3.14 Και θα πούμε κάτι καταπληκτικό Εάν, εάν ψάξετε τα 1.000 πρώτα δεκαδικά ψηφία του π Χτυπήστε The first 1.000 digits of pi Ή ε, τα 1.000 πρώτα δεκαδικά ψηφία του π θα σα τα βγάλει αμέσω. Θα δείτε ότι εάν προσθέσετε τα πρώτα, 66 δεκαδ... τα, συγγνώμη, τα πρώτα 666 δεκαδικά ψηφία του ΠΠΝΕ Ναι. Όχι, λάθο το είπα. Τα πρώτα 144 δεκαδικά ψηφία του ΠΠΝΕ ναι. Το αποτέλεσμα είναι 666. Κοίταξε σε σχετισμό, κωδικοποιημένο. Ναι. Πάρε τα πρώτα 144 δεκαδικά ψηφία τη σταθερά ΠΠΗ με τη σειρά χωρί να πειράξει το παραμικρό. Πρόσθεσε τα. Να. Και θα σου δώσει άθροισμα τον αριθμό 666. Πόσο τυχαίο, μα πόσο τυχαίο μπορεί να είναι αυτό. Μπορεί να είναι αυτό. αυτό ναι, και... αλλά ο άλλο που το ήξερε τώρα και το έγραψε κωδικοποιημένα στην αποκάλυψη. Ο άλλος φυσικά δεν γνώριζε αυτό το πράγμα. Γιατί... Ε, δεν μπορεί να αναφέρει σε 144, μπορεί να πει 185.000. Ε, εδώ καταρχήν έχει το 144 τον αριθμό, αλλά ο αριθμό 144 είναι το αριθμός... 9 είναι το 9 στο τέλος πιθυμενικά αλλά είναι ο αριθμός του ονόματος θείων και οι γωνίες, έτσι, οι γωνίες οι τρεις γωνίες των ισοσκελών τριγωνικών αετομάτων είναι 18 μοίρες και 18 μοίρες στη, βα... στη βάση ναι. του τριγώνου και 144 η γωνία κορυφής ναι. αλλά 4 και 4 και 1 μας κάνει 9 1 και 8 μας κάνει 9, 1 και 8 μας κάνει πάλι 9 ναι. αν τα βάλουμε και τα τρία ενιάρια μαζί ποιον αριθμό παίρνουμε, το 999 αυτός ο αριθμός όμως είναι ο αριθμός της φράσεως τριαδικός θεός γι αυτό λέμε η μονάς εν ίσον η τριάς εν μονάδι, ίσον σχήμα. Ναι. Που λένε το σχήμα τη Αγία Τριάδος, που λένε αυτή. Ναι. Ενώ τη Θεία Τριάδο κανονικά. Ναι. Και ο αριθμό ποιο είναι. ίσον ω. Αν πάρουμε τη λέξη ωμέγα, το ωμέγα δηλαδή και το κάνουμε ωμέγα σαν λέξη, ναι. παίρνουμε πάλι το 849. Σχήμα 849. Η τριάς εν μονάδη 849. Η μονάστη εν τριάδη 849. 8 και 4 και 9 κάνει 21. 2 και 1. Να 3. τη τριάδα. Να τη τριά. Πάλι. Παίρνουμε τη λέξη τριά. Έχει 611. Με ποια λέξη μαθηματική ισοψηφία. Με τη λέξη ακολουθία. Πώς ερμηνεύεται αυτό. Αν δεν ξέρουμε μαθηματικά εδώ δεν μπορούμε να το ερμηνεύσουμε. Γιατί για να ορίσουμε οποιαδήποτε ακολουθία στα μαθηματικά ναι. απαιτούνται τουλάχιστον τρεις αριθμοί. Δεν μπορούμε να ορίσουμε ακολουθία στα μαθηματικά αν δεν έχουμε δείγμα τουλάχιστον τριών αριθμών. Είναι αδύνατον. Ρωτήστε το μαθηματικό θέλετε. Γι' αυτό έχουμε τριά ίσον ακολουθία ίσον 611 και επιθυμενικά καταλήγουμε στο 8 που είναι 2 ή στην τρίτη. Που έχει πάλι σχέση με την τριάδα γιατί είναι 2 επί 2 επί 2. Ο Νίκο επιμένει και λέει για τον τεχνητό δορυφόρο του Άρη. Ναι, ο τεχνητό δορυφόρο Που <σομίως> είπε να στον παντίδι βεβαίω. Ναι, ναι, ναι, το ξεχάσαμε αυτό. Πρέπει να το τελειώνουμε. Να το ολοκληρώσουμε. Είναι το εξή ότι <σομίως> ο δορυφόρο αυτό περιστρέφεται σε ύψο 6.000 περίπου χιλιόμετρων γύρω από την επιφάνεια του Άρεο. Έτσι. Είναι πολύ μικρό αυτό το ύψο για ένα τόσο μεγάλο δορυφόρο. Πόσο μεγάλο είναι αυτό ο δορυφόρο, Έχει διάμετρο 22 χιλιόμετρων. Ναι. Δεν μιλάμε για ένα τεχνητό δορυφόρο, ένα μπαλάκι τόσο που έχει ναι. διάμετρο 1,5 μέτρο, μισό μέτρο ή 2 μέτρα ή 5 μέτρα. Μιλάμε για κάτι που έχει διάμετρο 22 χιλιόμετρα. Αν βάλουμε ένα δορυφόρο. Μπορεί να είναι mothership αυτό, α πούμε. Θα, θα ολοκληρώσω και θα πω το εξή. Θα συνεχίσω μάλλον και θα πω για επιστημονικά να, να τεκμηριώσουμε. Ε, ε, ε, αν βάλουμε σε τροχιά γύρω από τη γη στα 6.000 χιλιόμετρα. Ένα δορυφόρο που να έχει διάμετρο 22 χιλιόμετρα και τον αφήσουμε εκεί, πόσο θα κρατήσει σε τροχιά, πόσο θα κρατήσει. Α ας του, ας του, του δώσουμε μεγαλύτερη ταχύτητα από το orbital velocity που απαιτείται εκεί, δηλαδή από την ταχύτητα δορυφοριοποιήσεω, για να το πούμε. Α ναι, ναι, ναι. του δώσουμε εμεί μεγαλύτερη ταχύτητα, γιατί αν δεν του τη δώσουμε τη μεγαλύτερη ταχύτητα, δεν θα μπορέσει να κρατήσει πολύ να περιστρέφεται εκεί πάνω, γιατί θα έχει τεράστιε αντιστάσει. Ναι. Παρότι είναι κενό, θα έχει από την αστρική σκόνη. Θα έχει από διαφεύγοντα Ηλιακή σωματίδια, σωματίδια θα έχει, υπάρχει, είναι, είναι οι αντιστάσει που υπάρχουν από την κίνηση που γίνεται γύρω από ένα πλανήτη, ναι. μέσα στο ηλιακό μας σύστημα. Πώς ο δορυφόρο τώρα αυτός γύρω από τον Άρη τόσο μεγάλος είναι για χιλιάδες χρόνια σε αυτή τη θέση και δεν έχει χαλάσει τροχιά του. Κάτι συντηρεί την τροχιά του. Κάτι, το ξαναλέω, συντηρεί την τροχιά του. Σημαίνει ότι κάτι έχει που τη συντηρεί την τροχιά του. Τι είναι αυτό που έχει, α μα απαντήσουν οι επιστήμονε. Ναι. Α μα απαντήσουν οι ειδικοί τη ΝΑΣΑ. Δεν μπορούν να πούν ότι κάτι δεν τη συντηρεί την τροχιά του. Δεν μπορεί ένα τόσο μεγάλο σώμα στα 6.000 χιλιόμετρα από την επιφάνεια του Άρεο που έχει και αυτό ατμόσφαιρα να μπορεί να είναι εκεί πέρα για να δει Και που τώρα αρχίσανε και λένε, και λένε, και λένε ότι κάποτε είχε νερά και ενώ παλιά κυνήγιά κάτω κόσμο. Δεν μπορεί να πούνε ότι είναι κάτι τεχνητό που συντηρεί την τροχιά του. Τέλο, τελεία και παύλα. Είμαι πολύ ειδικό στους δορυφόρου, έχω κάνει εργασίε. έχω πάρει ξέρω. 100 από 100 άριστα αποκαθηγητή στο North Eastern University, ο οποίο είχε πάρει το διδακτορικό του από τον Chadwick, που ανακάλυψε το πρωτόνιο και είχε πάρει τον Νόμπελ. Ναι. Δεν σου βάζει ένα άνθρωπο έτσι 100 στα 100. Εννοείται, ρε φίλε. Και μάλιστα η εργασία ήταν με ολοκληρώματα. Δεν ήταν αστεία η εργασία. Έτσι. Ήταν το τέλο το 2001 που την παράδοσα. Λοιπόν. Επομένω αποδεικνύεται ότι δεν είναι τυχαίο το γεγονό ότι ο, ο, ο φόβο είναι για χιλιάδε χρόνια σε αυτή τη χαμηλή τροχιά. Αν ήταν 150.000 χιλιόμετρα μακριά από τον Άρη θα σου έλεγα κανένα πρόβλημα. Τόσο κοντά δεν εξηγείται να μπορεί να είναι για τόσες χιλιάδες χρόνια και να μην χαλάει η τροχιά του. Δεν εξηγείται. Αν δεν έχει τεχνητή υποστήριξη. Δεν εξηγείται. τελείω. Λοιπόν, πάμε να μου σκοδιάλει μ' αγαπητοί φίλοι και θα επανέλθουμε να το μαζέψουμε εδώ στο n night's bed I don't know where I'm going only God knows where I've been I'm a Να εδώ είμαστε φιλία φίλοι, άκουμε Blade of Glory άκουμε αλπέδο 104 τελεία ακόμα άγνωσης επισκέπτες, Ελευθέριος Αργυρόπουλος εδώ, την άλλη εβδομάδα θα είναι εδώ να στηθείτε, να συνεχίσουμε και στο μέλλον πια θα κάνουμε όποτε έχει δυνατότητα να είναι εδώ γιατί μένει εκτός Αθηνών και μακριά, θεματικές ε, ενότητα συζήτηση να το κάναμε έτσι ένα γενικό περιεχόμενο απαντώ στο Νίκο το 665 θα πει ο Σύριος και η ελευθερία με φ και θ όπως δες και στο Ρσουελ. Ρσουελ. Yeah. έτσι θα κάνουμε θεματική ενότητα την άλλη εβδομάδα τη Μηθοδία γιατί υπάρχουν συγκερασμοί πραγμάτων το αναφέρω εγώ τυπικά τώρα Α, κάνουμε θεματική ενότητα αμφίπολης και θεματική ενότητα για την άλλη Κωνσταντινού προ προς το Μάη μεριά αυτό. Λοιπόν, τι θε να πούμε να κλείσουμε γιατί πρέπει να φύγει, Πρέπει να πα πείτε οπωσδήποτε σήμερα και την άλλη Κυριακή θα ολοκληρώσουμε εδώ την, την παρέα. Ναι, αποδείξαμε μέχρι τώρα ότι όλα τα ονόματα των πλανητών και των δορυφόρων έχουν επιθυμηνικού αριθμού ε, οι οποίοι ταυτίζονται με τι θέσει αυτών. Και έχουμε δηλαδή τον ήλιο 1, έχουμε τον Ερμή 2, έχουμε την εφροδιτη 3 3ο σώμα, τη γη και τη Σελήνη έχουμε πέντε σώματα μέχρι τώρα. Ναι, πιο κοντά και το σώμα και του δύο δορυφόρου έχουμε 6, έχουμε 8 σώματα μέχρι στιγμή που έχουμε ταύτιση των πυθμιανικών ε, λεξαρίθμων τους με τις θέσεις αυτών τις τροχιακές. Ναι. Και πρέπει να πούμε ότι ο ήλιος είναι μία από τις δύο εστίες των ελλειπτικών τροχιών ναι. γύρω από τις οποίες περιστρέφονται όλοι οι πλανήτες. Έτσι. Γιατί όταν έχουμε κύκλο, δεν έχουμε δύο εστίες, έχουμε ένα κέντρο. Και ο κύκλος είναι κον, κονική τομή και η έλλειψη είναι κονική τομή. Και οι δύο αυτέ κονικέ τομέ είναι κλειστέ καμπύλε. Οι άλλε δύο, γιατί οι κονικέ τομέ είναι τέσσερι, είναι η παραβολή και η υπερβολή, που είναι ανοιχτέ καμπύλε. Στο δεύτερο βιβλίο μου, Η Μαθηματική Αποκωδικοποίηση τη Ελληνική Γλώσσα, αποδεικνύω ότι η ελληνική γλώσσα, με αυστηρέ προτάσει, ναι. γνωρίζει ότι οι κονικέ τομέ είναι αυτέ, και γνωρίζει ότι είναι τέσσερι και ότι είναι δύο κλειστέ και δύο ανοιχτέ καμπύλε. Γνωρίζει δηλαδή και τα τρία αυτά, τα πολύ σημαντικά μαθηματικά δεδομένα. Ωραία. Λοιπόν, απαντώ στον Νίκο. Η άλλη λέξη που είπε είναι η λέξη ελευθερία, όπως έχει γραφτεί στην πλάκα που βρέθηκε στο Ροσγουέλ του 1947. Το 47. Κλείνουμε εδώ. Την Κυριακή, εδώ ο Αργυρόπουλος θα είναι πάλι. Θα πούμε μύθοδια μόνο, ανάλυση. Να τον ευχαριστήσω που ήταν κοντά μας απόψε. Πρέπει να φύγει γιατί πρέπει να πάει σπίτι. Έχει ένα θέμα και πρέπει να πάει νωρί. Ε, αύριο μηνάτσι Κριτζή θα είναι με τη, να, την Νάτι Παπαμίτσου και στι 8 έχουμε την κυρία Τζάνι εδώ που θα πούμε και διάφορα ενδιαφέροντα πράγματα σε σχέση με τις προηγούμενες Δευτέρες που εμφανίστηκε στον αέρα από το τηλέφωνο θα είναι εδώ ζωντανά λοιπόν τι θες να πεις και να κλείσουμε ε, θέλω να πω σε όλους ε, μια καλή καληνύχτα έχει τον αριθμό 1410 και ίσο ψηφί με τη φράση «φυσική αρμονία». 1410 λοιπόν από το Λεπθέ. Είμαστε λοιπόν σε φυσική αρμονία με την επόμενη μέρα, γιατί κοιμόμαστε καλά το βράδυ. Έτσι. Όσοι μπορούμε. Αλλά δεν είναι όσοι μπορούμε. <laughs> γιατί και ο ύπνος είναι ένα μεγάλο θέμα, είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, γιατί έτσι. ο εγκέφαλος λειτουργεί και λειτουργεί απίστευτα ακόμη και όταν κοιμόμαστε. Έτσι, γιατί εγώ έχω λύσει μαθηματικά προβλήματα. Όταν είναι εκτός, σε κατάσταση ύπνου τον νου δηλαδή Γίνονται φαινόμενα ακόμη, ή μπορούμε να δούμε και άλλα πράγματα όταν κοιμόμαστε. Σωστό. Τα οποία είναι για τον μέλλοντα χρόνο. Άλλο θέμα αυτό. Άλλο θέμα αυτό, ναι. Δεν κάνει να το λέμε αυτό, αλλά εντάξει, απλώ είναι ένα θέμα. Ναι. Λοιπόν. Και θα επανέλθουμε με νέε εκπομπέ. Ναι, ναι. Θα έχουμε κάποιε ενδιαφέρουσε εκπομπέ. Θα οργανώσω, εγώ το λέω τώρα, δεν, οργανώσω, δεν έχω πει. Θα, πει, πει θα οργανώσω και ομιλίε και διαλέξει και λοιπόν, Έχει κάνει δυνατέ ομιλίε ο Λευτέρη. Όμω τώρα. Κάνουμε μια ανασύσταση και συντονιζόμαστε ξανά. Θα ετοιμάσουμε ομιλία και του λεφτερείου που είναι ανοιχτή. Θα απίστευτη. κάνουμε και κάτι που δεν θα είναι μόνο ομιλία. Θα κάνουμε και κάτι γιατί θέλω να γίνει αυτό. Με παρουσίαση, με PowerPoint. Ναι, με ναι, με ναι, με. Όχι, με, όχι, με. όχι μόνο αυτό. Θα δείξουμε και κάποια άλλα πράγματα που θα τα δείξουμε για πρώτη φορά. Για να, να δει ο κόσμο τι ικανότητε μπορεί να έχει ο εγκέφαλό μα και πώ μπορούμε να τον αξιοποιήσουμε περισσότερο από το 4%. Ναι. Γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι χρησιμοποιούν τον εγκέφαλό του το πολύ στο 4%. Λένε το ότι ο πιο έξυπνο το κάνει αυτό. Γι' αυτό λέω το πολύ. Ναι. Έτσι. Άρα ο μέσο άνθρωπο πρέπει να είναι από το 1 στο 2. Αν λέω, μπορέσουμε να φτάσουμε στο 10% ή αν φτάσουμε στο 20%, από το 20% και πάνω μπορούμε να κάνουμε τηλεκίνηση. Ναι, ναι, μπορούμε ναι. να κάνουμε πράγματα που ούτε καν τα σκεφτόμαστε τώρα. Δεν μπορούμε να τα διανοηθούμε Λοιπόν, αυτά. Ετοιμάζω να. Οι δύο εύκολε για μένα να οργανώσουμε ομιλίε είναι του Παντελή, του Γιαννουλάκη και του Λευτέρη του Αργυροπούλου. Θα το κάνουμε ίσω και μέχρι το Πάσχα αυτέ τι δύο. Για μετά το Πάσχα θα κάνουμε άλλα πράγματα και αφού φύγουν τα κοπρόσκυλα από τη μέση θα ανοίξουμε και την τηλεόραση από τη φίλη και εκεί να δείτε τι έχει να γίνει. Λοιπόν, Λευτέρη, να σας ευχαριστήσω. Χάρηκα πολύ, είχαμε να τα πούμε καιρό. Ναι, πολύ καιρό, από τον παλιό Αλμπέντο, πάνω από δύο χρόνια. Να, δηλαδή. θα πούμε και κάποια στιγμή θα πούμε και για τη δολοφονία του Τζον Κέννετ. Νέα στοιχεία που σου είχα πει στο τηλέφωνο Συμάμαι. τότε, τη τελευταία που είχα Και είχαμε. το περιστατικό των φίλων που είχαν έρθει στον παλιό Αλμπέντο και του έρχονταν ένα μήνυμα στο αυτό κινητό. Ήταν και πηγαίναμε... ναι, αυτό είναι ένα φοδωρό φαινόμενο. Αυτό θα δει. το πούμε. Το θα μα πούμε τα μαλλιά όλων. Αγαπητοί φίλοι, υπάρχουν τρομερά πράγματα που να λέμε εδώ. Δεν έχω κάτι τέτοιο ούτε yes. εγώ ούτε να δω. χαθήκαν αυτοί γιατί είχε κρατήσει μια επαφή Χάθηκαν. δεν θυμάμαι Εναι, που έχω ε, τα τηλέφωνα τους με τόσες ιστορίες που έχουμε μπλέξει και τρεχάμε, τρεχάμε το να προλάβουμε χαθήκαν. χαθήκαμε όλοι. όλοι χαθήκαμε λοιπόν αυτό ήταν ο Ελευθέρης ο από τη φύλη εδώ στον albedo14.com την, Κυριακή... την άλλη Κυριακή θα είναι εδώ ξανά αύριο έχουμε τζάνι Νάντι τσικριτζί και μετά από λίγο αφού περάσω την εκπομπή στον κεντρικό υπολογιστή θα την βάλω επανάληψη για όσους γουστάρουν να ξανακρατήσουν σημειώσει να ακούσουν ε, ξανά με πιο καθαρό μυαλό Δεν άκουσα Ή για όσους δεν την άκουσαν ολόκληρη ε, Εννοείται Ή καθόλου Σωστό Λοιπόν, δεν σταματάνε εδώ, έχουν σαλτάρει Άτομα, αφήστε μας σύγουζα, παιδιά Λοιπόν, παρότι είχαμε και το ντέρμι σήμερα ο κόσμος που ήταν μέσα ήταν απίστευτος Οπότε το ντερμπι παίζεται στον Albedo24.org Ευχαριστώ και τον Κώστα από τη Φιλαδέλθεια που ήταν εδώ Και μας έκανε παρέα αγαπητοί φίλοι Και Έχω κλείσει Περίμενε, περίμενε Περίμενε γιατί έχω κλείσει, άνοιξε Λέγε Αν του κάνεις όμως ένα αναρθυμητισμό Πιανό, πιανό, πιανώ Κωνσταντίνος, είναι 2051 Ναι Στην Θαυγή ναι. 21.05 Δηλαδή τι 21.05 Τότε δεν εορτάζει ναι. Και άλλο αυτό Και αυτό είναι τυχαίο ε, Άστε τώρα να κλείσουμε Αγόρι μου Εσαι Βαλτό, Δηλαδή σε ύποπτο. Δεν πάει Το κλείσα το μικρόφωνο Ξανανοίγω Λοιπόν Επαναλαμβάνω Ακολουθεί η συγκεκριμένη εκπομπή σε επανάληψη 1 Αύριο Τζάνι 8 2 ε, Νάντι Τσικριτζή στι 13 και το τέταρτον ο Αργυρόπουλος θα είναι την Αλληγυριακή εδώ και θα είμαστε εστιασμένοι μόνο στο θέμα ανάλυση κλπ και κλπ και και μη αυτά τα ολίγα να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ τα δέοντας στη μαμά σας και να είστε κοντά στον Αλμπέντο, θα ανέβουν τα βιβλία τους στο banner ε, books και θα μπορούμε να τα προμηθευόμαστε όποιοι ενδιαφέρονται. Ανέβασα και μία σελίδα στο μπάνερ Πρόμο για όσους θέλουν να συμμετάσσουν στην παρέα του Αλμπέντο για να διαφημίσουν αυτά που θέλουν να διαφημίσουν και πάντα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επαγγελματίε. Καλό βράδυ να έχετε όλοι.